Μουσικές με τη σπάνια ευαισθησία του Μάνου Χατζηδάκη. 1959 το Ορθέο Νέγκρο του Μαρσελ Καμί κατακτά το Όσκαλ σε μνόγνωση και ο Λουίς Μπορφά γράφει ένα θέμα που περνάει επάξια στην αρθολογία της παγκόσμιας κινηματογραφικής μουσικής. Υπάρχει τα μηνύματα της αγάπης και της συμπαράστασης στον αγώνα μας Συμπαράσταση η οποία πραγματικά μας συγκινεί Θα διαβάσουμε μερικά από αυτά Καλησπέρα και μπράβο απόλαυση οι επιλογές σας από κάποιο ακροατή ή ακροάτρια Καλησπέρα, οι δύο αυτές λέξεις χαμένα όνειρα είναι συνήθως για τους ανθρώπους που αγωνίζονται Αλλά στην πραγματικότητα ο αγώνας αυτός μπορεί να κάνει τη ζωή ονειρική Γι' αυτό τίποτα δεν είναι χαμένο στο ταξίδι αυτό Κι α να είστε καλά, η Ειρήνη από τη Λέω. σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργο από Τα Χανιά. Τα βάσανά σου χαίρομαι, τι πίκρα χαιρετίζω. Αν είναι να έχουνε χαρέ, εγώ δεν τι γνωρίζω. Για αγωνιστέ, έρα. Εντολή, απέτηση, διαταγή: το ταξίδι να συνεχιστεί. Το όνειρο να είναι ατελείωτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σου, Γιώργο. Συνεχίζουμε. 1960 και ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ υπογράφει τη σκηνοθεσία της ελληνικής ταινίας Σπάρτακος, με πρωταγωνιστές τον Κέρκ Ντάγκλα, τον Λόρες Ολίβι, τον Πίτερ Ρουστίνο, τον Τζαζ Μόδον και την Τζιν Σίμονς. Ο αδικημένος των Όσκαρ με 17 υποψηφιότητες, αλλά χωρίς κανένα χρυσό αγερματίδιο, Alex North συνθέτει μια μεγαλειώδη μουσική. Και εμεί θα απολαύσουμε το ερωτικό θέμα σε μια εξαίρετη τζάρας διασκευή από τη Μαρία Σνάιντερ και την ορχήστρα της. Άκονται πάντα τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ζεοδιοφωνίας στους 91,8 στα FM, στους 729 στα Μεσαία και στο διαδίκτυο στο ertopen.com. Για τα μήνυματά σα, στείλτε ΑΠ και ΝΟ γράφτε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54 -160. Νίκος Φραδέλος τον Γιάννη Γιάννης Παπουτσάκη στο μικρόφωνο, συνεμαγικές περιπλανήσεις εδώ με μουσικές που αγαπήσαμε. Στα μηνύματά σας, τα μηνύματά σας μάλλον, εξακολουθούν να έρχονται και να μας δίνουν δύναμη. Καλησπέρα, είστε για μας ένα ανοιχτό παράθυρο, γράφει η Χίλη Μεσηγείο, η Δέσποινα. Ένα ανοιχτό παράθυρο, η ελεύθερη ψυχή της χώρας μου. Πραγματικά, Δέσποινα, αυτή η ελεύθερη ψυχή είναι και θα παραμείνει ελεύθερη. Δεν πρόκειται ποτέ να χαθεί. Και όσο υπάρχουν αγωνιστές, τίποτα δεν θα πάει χαμένο στη ζωή. Καλησπέρα. Δεν ξέρω τι βαρύνει περισσότερο η ανάγκη για τα μηνύματά μα ή η ανάγκη μα από την παρουσία σα και τον αγώνα. Ένα μπορώ να πω. Η περιπέτεια τη ΕΡΤ και των εργαζομένων τη τελικά οδήγησε στα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που είχαν σχεδιάσει αρχικά οι πολιτικοί προϊστάμενοι, μα γράφει η Γιώτα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε 4,5 μήνε εδώ και θέλω θέλοντο θα συνεχίσουμε αυτόν τον τίμιο αγώνα μα. Το 1952 ο μεγάλο Τσάρλι Τσάπλιν δημιουργεί το τελευταίο του αριστούργημα, Τα φώτα τη Ράμπα, που είναι παράλληλα και η τελευταία του ταινία στι ΗΠΑ πριν αυτοεξοριστεί εξαιτία του μακαρθισμού. Τα φώτα τη Ράμπα είναι ένα σπάνιο συνδυασμό μελοδράμματο, αυτοβιογραφίε και ενδοσκόπηση τη τέχνης, όπου ο Τσάπλιν αναπλάστη το Λονδίνο των παιδικών του χρόνων, εκφράζοντα τη φιλοσοφία του για την τέχνη και τη ζωή. Η ταινία είναι παράλληλα ένα πικρό σχόλιο για τα γερατιά, τη λύση και τον θάνατο. Την νοσταλγική μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Τσάπλεν. Η ταινία «Τα Φώτα της Ράμπας» ήταν η τρίτη από τις πέντε συνολικά ομιλούσες ταινίες που έκανε ο Τσάρλι Τσάπλιν και μάλιστα στην ταινία αυτή είχαμε και μια σπάνια μοναδική συνύπαρξη του Τσάπλιν με τον άλλον μεγάλο ήρωα του οβού κυρματογράφου τον Μπάστερ Κίτρον. και μόνο γι' αυτό αξίζει κανείς να δει αυτή την ταινία Βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Έρνετ Χέμινγκουέι, η ταινία Για ποιον χτυπάει η καμπάνα του 1943, μα μεταφέρει στην Ισπανία του εμφυλίου μέσα από την ιστορία ενός Αμερικανού ιδεαλιστή του Ρόμπερτ Jordan, που τον υποδιόταν ο Γκάρι Κούπερ, και μιας Αντάρτισας της Μαρίας, το ρόλο της οποία ερμηνεύει η Ιγκριντ Μπέρκμαν. Η ταινία κατέκτησε πέντε όσκαρ, μεταξύ των οποίων και δεύτερου γενικού ρόλου για την κατήνα παξιμού στο ρόλο τη Πιλάρα. Τη μουσική έγραψε ο Victor Young. Καλωσορίσουμε στην παρέα μα και τον φίλο μα τον Γιάννη από την Καβάλα, ο οποίο μα εύχεται καλή συνέχεια στον αγώνα μα. Καλή μα συνέχεια, Γιάννη. Να ήρθουμε και σε πιο σύγχρονα έργα και να θυμηθούμε τη μουσική του Τζόρτζιο Μωρόντερ για το φιλικό Εξπρέ του Μεσολικτύου του Άλαν Πάρκερ σε σενάριο Oliver Stone που βασίστηκε στο ομότιτλο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Bill Hayes. Ο Hayes συνελήφθη τον Οκτώβριο του 1970 στην Κωνσταντινούπολη από την τουρκική αστυνομία για κατοχή Μαριχουάνας και πέρασε τέσσερα σκληρά χρόνια στις τουρκικές φυλακές. από το θρηλυκό εξπρες του Μεσονοιχτίου Καλησπέρα σας επειδή βρίσκομαι στο τρίτο Να δηλώσω πρώτον γοητευμένη από τις μουσικές επιλογές Επειδή βρίσκομαι ταυτόχρονα στην ελεύθερη ΕΡΤ Να πω δεύτερον Ότι αυτή η ΕΡΤ είναι το μόνο βήμα που υπάρχει για όλους μας Πρέπει να παραμείνει δική μας Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς Νίκη Νίκη, σε ευχαριστούμε Ο αγώνας συνεχίζεται τους χρειαζόμαστε τους πραγματικούς αγωνιστές σε αυτό τον τόπο όπου περισσεύουν οι εφιάλτες και οι συνδυασμένοι. Σπαρακτική αλλά και αισιόδοξη η ταινία «Ο καιρός των τσιγκάνων» του Εμίρ Κουστουρίτσα, παραγωγής 1988, δίνει την ευκαιρία στον κορυφαίο Βόσμιο σκηνοθέτη να παντρέψει ιδανικά τον νεορεαλισμό με την ποιήση και τον σουρεαλισμό και στον Γκόραν Μπρέγκοβιτς να συνθέσει τη μουσική που τον ανέδειξε. Το 1987 ο Πέρση Άντλων σκηνοθετεί το καφέ Μπαγκδάν, ρίχνοντα μια διεισδυτική ματιά στι ζωέ των ανθρώπων με φόντο Ένα καφέ στην έρημο. Έξοχη ατμόσφαιρα και ένα πανέμορφο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μα εκπομπή. Φίλε και φίλοι, για περίπου μία ώρα ήταν κοντά σα ο Γιάννη Βαουτσάκη με τι συνεμαγικέ περιπλανήσει από το τρίτο πρόγραμμα τη ελληνική ραδιοφωνία. Τον ήχο βρότησε ο Νίκο Φραδέλο. Ακολουθεί. Δελτίου Ειδήσιων και αμέσως μετά Aira Sport. Εμείς θα είμαστε κοντά σας την επόμενη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου. Να είστε όλοι σας καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε και απόψε με την παρουσία και την αγάπη σας. Είναι 11. Ελληνική ραδιοφωνία. Δελτίο Ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο να σε ενημέρωση τα μεσάνυχτα από Μα ακούτε από του 91,8 στα FM για του στα σε όλη τη χώρα, από τις τοπικές αέρα, και το Τα κάναμε όλα περιμένουμε από τους μας να μετά από ωριαία συνάντηση και κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ιταλό ομολογό, τον Ρικολέτα, ο κύριος Σαμαρά έκανε λόγο για επανεκκίνηση τη οικονομία έπειτα από χρόνια κρίση και υπογράμισε ότι το κύριο ζητούμενο για την Ευρώπη και την Ελλάδα είναι να επιτευχθεί η ανάπτυξη. Στο επίκεντρο των συνομιλίων των Πρωθυπουργών Ελλάδα και Ιταλία, στέθηκε η κοινή δράση των δύο χωρών στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Προεδρία του στο 1ο και το 2ο του 2014 την οποία ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική με αιχμή την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε μεταβολή της πολιτικής της. Από την πλευρά του ο Ιταλός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για σημαντικές προσπάθειες και χαρακτήρισε θετικά τα αποτελέσματα που πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Σαμαράς στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό, ο κύριο σημείωσε ότι θα αποτελέσει ένα από τα κύρια θέματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφή στις 24 και 25 Οκτωβρίου στι Βρυξέλλες μετά και τα πρόσφατα πολύ νεκρά ναυάγια ανοιχτά τη Ιταλία. Έμπρακτη και άμεση ελληνική στο ζήτημα τη μετανάστευση στη Μεσόγειο, ζήτησε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Λουξεμβούργο, ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και υπουργό Εξωτερικών, Ευάγγελο Βενιζέλο. Δεν θα υπάρξουν άλλα οριζόντια μέτρα, αλλά στοχευμένες περικοπές, διαβεβαίωσε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομικών σε συνέδρια του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε πως η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε νέα φάση και εκτίμησε πως το τρίτο τρίμηνο θα υπάρξει μείωση του ΑΕΠ κοντά στο 3%. Η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη στο μνημονιακό πλαίσιο της λιτότητα και της ισοπαίδωσης. Η πραγματική αλλαγή στην ασκούμενη πολιτική συνίσταται στην ανατροπή των μνημονίων. Αυτό δεν θέλουν και δεν μπορούν να το κάνουν οι υπάκουοι μαθητές της κυρία Μέρκελ, σχολίασε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Το δρόμο για τις φυλακές Λάρισσας και για τις γυναικεί φυλακές Κορυδαλού πήρε το ζευγάρι των Ρωμά, που κρατούσε το τετράχρονο κορίτσι σε οικισμό Αθήνανο στα Φάρσαλα, μετά την απολογία του. Οι φερόμενοι γονεί αντιμετωπίζουν τα κακουργήματα τη αρπαγή ανηλίκου και η φαρπαγή ψευδού βεβαίωση κατά εξακολούθηση. Το απόγευμα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία των δύο φερόμενων γονέων, προκειμένου να αναγνωριστεί το παιδί και να εντοπιστούν οι βιολογικοί του γονεί, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Με αφορμή τη ψευδής λεξιαρχικές πράξεις γέννησης που κατήχε το ζευγάρι και τη ραγδαία αύξηση που παρουσιάζουν εταιροχρονισμένες δηλώσει γέννηση στη διετία 2012-13 στο Δήμα Αθηναίων, ο Γιώργος Καμίνης απομάκρυνε τη Διεφύντρια, την προϊσταμένη και υπαλλήλου των υπηρεσιών του Λεξιαρχείου ενώ ζήτησε την αρρωγή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για έλεγχο και σεβάθος στο ραδιομέγαρο τη ΕΡΤ βρίσκονται από το απόγευμα οι σχολικοί φυλακέ, μετά από συμβολική υπέρμαρθώνια πορεία αντίσταση από τη Θεσσαλονίκη στι 28 Σεπτεμβρίου και τελικό προορισμό αύριο στη Βουλή. Οι σχολικοί φυλακέ θα διανυκτερεύσουν απόψε στην ΕΡΤ και αύριο στι 10 το πρωί από κοινού με εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πραγματοποιήσουν πορεία προ το Σύνταγμα. Για τον λόγο αυτών, η ΠΟΕΟΤΑ κήρυξε πανατική στάση εργασία από τι 10 το πρωί μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι. Τη συνέχιση της δορυφορικής κάλυψης των προγραμμάτων των εργαζομένων της ΕΡΤ ζήτησαν με επιστολές του τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και οι ευρωβουλευτέ του ΚΚΕ. Με ψήφισμά της η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων Γαλλία εξέφρασε την αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ. Αύριο εξάλλου ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία για παράταση των δίμηνων συμβάσεων των εργαζομένων στη δημόσια τηλεόραση, πρόταση η οποία παραβιάζει κατάφορα την νομοθεσία του ΑΣΕΠ. Στη Βουλή διαβιβάστηκε η δικογραφία ει του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνου Καμένου, για άρση ή όχι τη ασυλία του, σχετικά με δηλώσεις που φέρεται να έκανε στο περιθώριο τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη, με τι οποίε παρότρινε πολίτε να λεντσάρουν τον κύριο Χρήστο Πάχτα για το θέμα εξόριξη χρυσού στη Χαλκεντική. Η δίωξη αφορά άρθρου του ποινικού κώδικα, με το οποίο όποιο δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη κακουργήματο ή πλημελήματο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Να απαντήσει ποια θέση θα τηρήσει στην πρόταση τη αξιωματική αντιπολίτευση για σύσταση εξεταστικής επιτροπή τη Βουλή στο θέμα των υποβριχίων και τη σύμβαση για τα ναυπηγεία Καραμαγκά που υπέγραψε ο Ευάγγελος Βενιζέλο, κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δυσμενέστατη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας θα τεθεί σε έκτακτη σύνοδο των Πριτάνων στις 5 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου στο Λάβριο. Εν τω μεταξύ, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έφτασε από τον Άριο Πάγο η μιμητήρια αναφορά του συλλόγου διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών για την εφαρμογή τη διαθεσιμότητας στο Ίδρυμα. Επιποδό και οι καθηγητέ μέση τη εκπαίδευση που εξήγηλαν πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια για τι 31 Οκτωβρίου σε όλη τη χώρα και συμμετοχή τη ΟΛΜΕ στη γενική πανεργατική επεργία τη ΓΕΣΕΑ και τη στι 6 Νοεμβρίου. Και μια ματιά στα διεθνή. Μετά το σάλι που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για παρακολούθηση των επικοινωνιών εκατομμυρίων Γάλλων πολιτών από την Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία θα συζητήσουν από κοινού για το πρόγραμμα παρακολουθήσεων και θα δοθούν εξηγήσει από αμερικανικής πλευράς. Ο Τζον Κέρι χαρακτήρισε τη Γαλλία έναν από του πιο παλιού συμμάχου των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο και προανήγγειλε δημερίε συζητήσει με τον ομολογό του Λοράν Φαμπιού, τονίζοντα ότι η προστασία των πολιτών στο σημερινό κόσμο είναι πολύ περίπλοκη και πω οι ΗΠΑ στη στιγμή αυτή αναθεωρούν τον τρόπο συλλογή πληροφοριών με στόχο τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία του ιδιωτικού βίου και τη ασφάλεια των πολιτών. Και ο καιρό. Γενικά η είναι αύριο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4, 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5. Στην Αντική θερμοκρασία Θερμοκρασία δοκιμανθεί από 10 μέχρι 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Το Δελτίο επιμελήθηκε η Βικτώρια Καβουριάρη και εκφώνησε η Νικολέτα Λιακουσταύρου. Κυρίε και κύριοι από μας, καλό σας ξημέρωμα. Η ελληνική μουσική σκηνή στο δεύτερο. Ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή από τα παράλογα του Μανου Χατζηδάκη και συνεχίζει μέχρι σήμερα πατώντας το ίδιο μονοπάτι Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο στούντιο ΣΕ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο Ηλίας Γλούγκος και η Δέσποινα Στεφανίδος στο πιάνο μοιράζονται σκέψεις και τραγούδια με τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος θα δοθεί από το δίκτυο τη Ελληνική Ραδιοφωνία και μαγνητοσκοπημένη από την τηλεόραση τη ΕΡΤ το Σάββατο μετά το δελτίο ειδήσεων των 9. Για προσκλήσεις συντονιστέ στο δίκτυο τη Ελληνική Ραδιοφωνία στο 91,8 στα ΕΣΕ και στου 7,29 στα μέσα Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα λεπτά τη ώρα, είστε συντονισμένη στην ελεύθερη ελληνική Ελληνική Συγκινά το 2ορο τη Έρασπό μέχρι και τι δύο δηλαδή. Θα είμαστε μαζί σα, ο Νίκο Αραδέλο είναι στη Ρύθμιση των έγιων, ο Βασίλη μου στα μικρόφωνο και κρατήσαμε εδώ πω. Το Γιάννη Παπουτσάκη τον αγώνατε το προηγούμενο 2, με πολλά μήνυματα που δεν πλέκω από στέλνω και τη. Στι μουσικέ επιλογέ και εγώ μας το δρόμο, και έχω να τον τονίσω επίση. Ε, και εμεί θα μιλήσουμε λίγο για την ε, εθνική μα ομάδα από τη στιγμή που ξεκίνησε την καριέρα σου σε ραδιόφωνο και τηλεόραση ω ε, σπορτ κάστερ. βέβαια. Και γι' αυτό θα ήθελα να μα πει λίγο πρώτα πρώτα. Πάμε. Κατ' αρχές, καλησπέρα, Βασιλείο. Καλησπέρα. καλησπέρα και στου νέου ακροατέ μα εδώ, που συνεχίζουμε στο τρίτο πρόγραμμα. Όλοι μαζί εδώ, παρέα στον αγώνα. Στον αγώνα ακριβώ. Τον οποίο δεν τον εγκαταλείπουμε και δεν σκοπεύουμε να το καταλήψουμε μέχρι τέλους και όποιο για να είναι αυτό το τέλος δεν θέλουμε να mm -hmm. ε, να φωτεινό όχι και το πιο σημαντικό Βασίλη είναι ότι ο κόσμος μας συμπαρίσταται είναι κοντά μας mm -hmm. και αυτή είναι η δύναμή μας καταλαβαίνουν πια ότι ο αγώνας μας είναι έντιμος ναι mm -hmm. και θεωρώ ότι μπορούμε να συμπαρασύρουμε πολύ κόσμο ε, μαζί μας mm -hmm. ε, και επίσης και εμείς παίρνουμε δύναμη αυτό που είπες mm -hmm. από τη συμπαρασία, Εσχολούς. συμπαρασία. Εσχολούς. λοιπόν τώρα στα αγαπημένα μα θέματα τα ποδοσφαιρικά, τα οποία ποτέ δεν τα άφησα, δεν τα κατελήψα ποτέ και παρακολουθώ ποδόσφαιρο όλες τις κατηγορίες, έτσι. Για η ομάδα. Ναι, για η ομάδα. Θέλαμε να μπες στον το τι έκανες. Εξεγγίνησε εδώ το 87. Το 86. Το 86 είναι αθλητικό ρεπορτάζι. 160 αγώνων ποδοσφαιρού μπάσκετ. Σε όλη την Ελλάδα μεγάλε εμπειρίε. Μεγάλες εμπειρίε. Μεγάλες Από τα ταξίδια ακριβώ. Σπουδαία πράγματα. Εγώ πιστεύω αυτό που έλεγε ο μεγάλο Αλμπερ Καμί: ότι το ποδόσφαιρο με δίδαξε τα πάντα. Και κυρίω την δε ευγενή δε... άμυλα. Ε, Τι εννοεί. Την ευγενή άμυλα την έχουμε δει στα γήπεδα να. Δεν μιλάω για τη βία. Δεν μιλάω για τη βία. Το ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι τη βία, το οποίο αν θέλει. είναι μεγάλη κουβέντα, είναι και κατευθυνόμενο. Yeah. Είναι το ωραίότερο άθλημα και όπως η επικοιοπλατινή είναι ωραίο γιατί είναι άδικο. Α, <laughs> σωστό. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό άθλημα το ποδόσφαιρο. <laughs> αφήνουμε τη βία στην άκρη, δεν μας αφορά η βία. Δεν μα αφορά η Αλήκανη και άλλωστε αγάπησαμε τον ποδόσφαιρο, δεν το αγάπησαμε για τη βία, αλλά για τα συναισθήματα που τη και προσφέρει. <laughs> ε, και η δική μου γενιά αγάπησε το ποδόσφαιρο, μπορούμε να το πω αυτό, ε, βλέποντας <laughs> Μουντιάλ 1970, <laughs> Το καλύτερο μοντιάλ των εποχών όπω έχει ηλεχθεί, με την κορυφαία ομάδα που πέρασε ποτέ τη Βραζιλία. Του <συσκά> Πελέ, δηλαδή, του το, το, το, το Ζαριζίνιου, του Τωστάου, του το Ριγαλίνου, του Ζέρσον, του Κάλο Αλμπέρτο. Μια υπέροχη ομάδα. Και εμεί, παιδάκια τότε στη γειτονιά, στι <συσκά> ελάχιστε τηλεοράσει που υπήρχαν, καταλαβαίνεις ότι είμαστε καθυλωμένοι. <συσκά> <εκεί>. <συσκά> όλη <η> εγώ μαζεβόναστε... <συσκά> ήρθα σε μια τηλεόραση που υπήρχε σε όλη τη γειτονιά. Και ήταν πραγματικά μαγικέ στιγμέ. Και ένα μαγικό μοντιάλ με καταπληκτικά παιχνίδια και είναι το φοβερό ημιτελικό Γερμανία-Ιταλία το 4-3 που κερδίζαν οι Ιταλοί και ο μεγάλο τελικό βέβαια το 4-1 τη Βραζιλία με την Ιταλία. Τρομερά παιχνίδια. Πραγματικά όταν έχω δει η αλήθεια είναι μόνο μέσω στιγμιοτύπων, mm -hmm. κυρίω μέσω διαδικτύου, αλλά καταλαβαίνω τι να πει. Και τότε το ποδόσφαιρο είναι τελείω διαφορετικό. Ήταν πιο τεχνικό ενδεχομένω από την είναι πιο αργό, πιο τεχνικό. Παράλληλα ήταν και η τηλεόραση καινούριο μέσο στη ζωή μα. Και καταλαβαίνω ότι όλα αυτά μαζί ήταν κάτι. ήταν μαγικά. Ήταν μαγικά πράγματα. Ήταν το πρώτο μουντιάλ που θυμάσαι να έχει ε, παρακολουθήσει. Ε, βέβαια, ε και ήταν και το πρώτο που μεταδόθηκε από την Εύτη, το 1970. Mm. Το 1966 είχαν γίνει κάποιε μεταδόσεις αλλά σε μανιτοσκόπηση. Τελείω διαφορετικό. Ε, το, ε, το, το πρώτο ζωντανό μουντιάλ που μεταδόθηκε ήταν το μουντιάλ του 1970. Γιατί ξέρω, όλοι έχουμε τη συνήθεια να χαρακτηρίζουμε ω καλύτερο μουντιάλ αυτό που θυμόμαστε ω πρώτο. Ήταν η πρώτη επαφή με ένα παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ καλύτερο μουντιάλ. Ναι. Για μένα το 1994, αυτό θυμάμαι πιο πολύ, πιο έντονα από όλα Που, που δεν ήταν, δεν ήταν καλό δεν ήταν καλό Είναι oh, σχέση, δε δεν Ήταν από ναι. τα χειρότερα ενδεχομένως ιστορίας Ήσο, ιστορία. επειδή πήγε και η εθνική ομάδα και το είδαμε και διαφορετικά Ήταν οι όρεις προβολής των αργά. Ναι. Όπως και το Μουτιάλ το 1990, Επίση ήταν πολύ κακό Μουτιάλ Για θέλω, ναι Εξαιρετικό Μουτιάλ ήταν εκείνο το 82 mm -hmm. πολύ καλό έγινε... well, Το 82 έγινε... Δε θυμάμαι, Το 82, στο Μεξικό, Σε Μεξικό ήταν πολύ καλό ο Μουντιάλη κοινό. Όχι στο Μεξικό. Το 86 ήταν στο Μεξικό. Το 86 ήταν mm. ναι, ναι, ναι. Πάντα το Στην Ισπανία. Ήταν που κέρδισε 3-1 στον τελικό Ιταλία τη Γερμανία. <Κι> Αυτό ήταν εξαιρετικό Μουντιάλη. Το 82 με εκείνο το παιχνίδι το φοβερό Βραζλίας Ιταλίας 3 3-2 μάλλον, που κέρδισαν οι Ιταλοί. Έβγαλαν έξω του Βραζλιάνους και ήταν η μεγάλη έκλυψη. Να... Και ξέρει τώρα να το, το κάνουμε την δίνουμε την κουβέντα, με mm -hmm. το Μοντιάλ το Προσοχέ του 2014, το οποίο θα γίνει στην Βραζιλία. Α, αν θυμάμαι σωστά το Μοντιάλ, το προηγούμενο μου Μοντιάλ που έγινε στη Βραζιλία ήταν 1950. Το 1950 ήταν, έχουμε την τραγωδία τη μεγάλη. Ε, ε, τραγωδία τη μεγάλη. Κένα, μα πει δύο λόγια για την τραγωδία. Εγώ θυμάμαι κάποια πράγματα που έχω διαβάσει από το βιβλίο του Αλέξανδρου με Μερτιόρι. Έκανε <συσκ> το Μοντιάλ, στο οποίο ουσιαστικά δεν έγινε τελικό. Mm -hmm. Να ξεκινήσουμε από εκεί ήταν ένα σύστημα ομήλων. πολύ ομίλων και λίγο. το παιχνίδι Βραζλία ο Ρουγουάη θεωρήθηκε γιατί από αυτό το παιχνίδι κρυνόταν ο τίτλο. Και το φοβερό είναι ότι η Βραζλία έπαιρνε το κύπελο ακόμα και <συστηνή> με η σοβαλία. Το παίρνει και με η σοβαλία. Τελικά είχαμε και Με το κόλπο του Γκίτζι στο 79 τέλειωσαν οι Βραζιλιάνοι. Κέρδισαν οι Ρουγουανοί. Βαρέλα, Γκίτζι ήταν μεγάλοι πρωταγωνιστέ και είχαμε ομαδικέ αυτοκτονίε. Πλήθο κόσμο από το γήπεδο αλλά και αφουτοκάνη πλήθο κόσμο στα πράγμα ήταν <συστην> τεράστια έκπληξη. Αυτή του 50 και μετά του 54 στη Βέρνη, στο θαύμα τη Βέρνης που η Γερμανία κέρδισε τη μεγάλη Ουγγαρία του Πούσκα και του Χιντεγκούτι e και του Εντολόρατ κλπ. Με 3-2, αυτέ ήταν βόμβε στο Μουντιάλ. Δηλαδή εκείνη η Ουγγαρία ήταν πολύ άδικο που δεν πήρε το Μουντιάλ. Ήταν. Ναι. Για πολλού ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών πριν την εμφάνιση της Βραζιλία του 70. Έτσι. Το είπε αυτό που είπε προηγουμένω. Ακριβώ. Εκείνη η Ουγγαρία η οποία. Η κυρία Στομπαρόντου είχε νικήσει 8-3 την Γερμανία στα Ευρωκοινωνικά. Και στο τελικό γίνανε Εύργια. Και ξέρουμε μετά ότι μάθαμε ότι πάρα πολλοί παίκτε τη Γερμανία είχαν το Παριστήριο. Α, ε, μάλιστα. Ε, αυτό δεν το γνώριζα. Να σκέψει τον ντόπινγκ, δηλαδή από τότε. Δεν, βεβαίω. Τον παριστήριο. Πολύ νωρίτερα. Αν θυμάσαι από του πρώτου Ολυμπιακού Αγώνε. Είχαμε κρούσμα τα ντόπινγκ. Αλλά στο ποδόσφαιρο για πρώτη φορά εμφανίστηκε το 1954. Μάλιστα. Ε, ενδεχομένως θα πρέπει να με τον ομαστείς από το θάλαμα τη Βέρνης Βέβαια έχει γίνει και μενία να σου πω Ακριβώς <laughs> Ακριβώς <laughs> Εντάξει συμβαίνουν αυτά Ήταν κρίμα όμως για εκείνη την ομάδα που δεν, δεν πήρε τίτλο ναι. Όπως ήταν κρίμα και για την Βραζιλία του 50 Αλλά ακόμα πιο κρίμα ήταν για την Ολλανδία Η οποία έφτασε σε, σε τρει τελικούς και δεν πήρε τίτλο Ναι ε, Έχει δίκιο και ε, περιμένω κάποια στιγμή αυτή η ομάδα η οποία παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο πάντοτε στα πραγματικά, τουλάχιστον τα, mm. ε, τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί να κάνει Έχει φτάσει τρει φορέ το τελικό που ανέφερε. Τα τελευταία χρόνια βέβαια δεν καταφέρουν να διακρίνεται Στο προηγούμενο μοντιαλ ε, δεν αποκλείστηκε κιόλας από τη φάση των ομίλων. Ε, Ξέρετε τι γίνεται όμω με την Ολλανδία, ήταν και άτυχη. Στο τελικό του 1974. Έπαιξε με του γερμανού. Ήταν σαφώ καλύτεροι. Έχει δύο άδικα. Πάμε το 78. Έπεσε στην Αργεντινή του Βιντέλα. Οι οποίοι ξέρετε και η δικτατορία θέλανε το, το κύπελο πάση θυσία. Έχουν πλειώσει το Περού στον ημιτελικό, έχει γίνει εκείνο το περίφημο. Το 6-0. Και πάμε στο τελικό. Ένα-ένα το παιχνίδι, το χάρι του Ρέζο στον 90. Τροπική ήταν η αιτία. Χάμπερ το κόλλλ, θα έλεγε ο αγώνα. Έχει δύο. Σάμπελ, και θα έκανε και η Ολλανδία αυτόν τον τρόπο ήταν το παίε... <συσίλια> πλέον καταραμένο για αυτούς Ε, ναι, έχουν πάρει μόνο εκείνον το 88 το... στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθρο το, το, προπαϊκό... το οποίο ήταν το φανπάστη, <συσίλια> με το Φαρμπάστη Μια ομάδα έπισε εξαιρετικό ποδόσο είδαμε τις προάλλες ότι κέρδησε 8-1 τους Ούγκρους απίστερτος <συσίλια> κόσμος και ένα... πήγε μες την διάφορο... Ιρκία και κέρδισε 2 2-0 και έβγαλε και τους Τούρκους Κοιτάξτε Βασιλεί, κάποιες ομάδες δεν είναι αδιάφορες κάποιες ομάδες εμείς λέμε ότι είναι αδιάφορες γιατί έχουμε τέτοια νοοοτροπία. διανοτροπία, νοοοτροπία. Κάποιες ομάδες μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και κερδίζουν. Τι πάνε να πει αδιάφορε. Σωστό. Δεν υπάρχει αδιάφορη ομάδα. Κανονικά. Ε. Κανονικά. Βέβαια έχουμε και άλλα κρούσματα. Ομάδων όπως... Γιουδέντους, Μίλαν, Ρεάλ, Μαντιστήρ United, Που έχουν δώσει παιχνίδια. Ή mm -hmm. αν θέλει που δεν τα πάλεξ θα το πούμε έτσι, όχι έχουν δώσει, δεν τα πάλευσαν. Το έχουμε δει να συμβαίνει και απέναντι ε, σε αντιπάλους ελληνικών ομάδων και αναφέρουμε στον Τόρτον Μαρσέγγε, παραδείγμα, να, που εντόρτον στα τελευταία δεν κάτι έχει και δέσσερις λεπτάς. Ασφαλώς και έμεινε έξω λεπτά εγώ. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά σας λέω, η Ολλανδία έχει δείξει μέχρι τώρα εξαιρετικά δείγματα γραφή. Και όταν έλεγαν πολύ ότι η Τουρκία θα κερδίσει το, την Ολλανδία, εγώ του έλεγα γιατί να κερδίσει. Και γιατί να το δώσει η Ολλανδία το παιχνίδι. Χρωστάει κάτι στου Τούρκου και δεν το ξέρουμε. Κοίταξε. Mm. Mm. <συνταξε> Οι μεγάλε ομάδε δεν, δεν δίνουν παιχνίδια. Δεν δίνουν παιχνίδια. Έχουμε αναδείξει εμεί αυτή την αντροπία και για το στοίχημα. Ακριβώ. Σηρέαση πάρα Όχι όλα είναι στη μένα ε... μα. Τα πάντα είναι στημένα. Είναι λάθο νοοτροπία. Πιστεύω ότι το στοίχημα έχει κακό. Από αυτή την άποψη. Κάποια βεβαίω είναι. Αλλά δεν είναι όλα. Εμεί όμω έχουμε μια ισοπεδωτική τάση γενικότερα όπως Έλληνας ως φυλί. Και θεωρούμε τα πάντα είναι ε, Δεν είναι όλα. Δεν είναι όλα. Ε, και επίσης και οι Ιταλοί το ίδιο νόμισμα τους Δανείες. το ίδιο νόμισμα αλλά το 1991. <σομίως> το 2-2 η ε, δύο ε, δύο, ε, ε, ε, των καλύτερων Για αυτό που είχε γίνει παλιότερα στο το 2-2. Ξεχόρησε 2 το το 2-2 τους πόλευε. Για να περάσουν και 2 αντί Γενικά όμως μην κοιτάμε τις εξαιρέσεις αν έχουν γίνει μία, δύο, πέντε φορές, μην κοιτάμε τον κανόνα. Σωστά. Εγώ δεν θυμάμαι τη Βραζιλία να έχει δώσει παιχνίδι. Ας πούμε. Δεν θυμάμαι. Κι όσοι μιλάνε για τον τελικό του 1998 ότι είναι πουλημένο κλπ, ας παρουσιάσουν τα στοιχεία τους. Ναι, έχει δίκιο. Στο περιουσιάσου. Ναι, ναι, ναι. Έχω βαρεθεί δηλαδή να ακούω ότι αυτό είναι στημένο, αυτό είναι πουλημένο. Καθίστε τα παιδιά. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο. Και πολλοί από του ιδιαίτερα συγκεκριμένε και είχαν κάνει δηλώσει ε, αργότερα. Ε, θυμάμαι από το, του συγκεκριμένου το παιχνίδι δεν ήταν στημένο, δηλαδή. Δεν κατάλαβε δηλαδή γιατί να μην χάσει η Βραζιλία. Στο κάτω-κάτω και έχει αστέρια στη διαδρομή. Και έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Γιατί να μην κερδίσει λοιπόν τη Βραζιλία με 3-0, Ε, Περίμενα, Συμφωνώ απόλυτα. Και η Βραζιλία ε, είναι η Βραζιλία πάντα, αλλά και αυτή είναι δυνατόν να χάσει. Πολλοί <laughs> κάνουν τώρα. Με το συζητάνε. Πάμε στα δικά μας. <σθά> πάμε στα δικά, δικά μας. Κλείωσε Ελλάδα-Ρουμανία. Ε, Την έκανε ο Φράιου Ελβετό, ο οδοσφαιστής και τον παράγγι που τράβηξε για αντίπαλους σαν Είχε το όνομα της Ρουμανίας. Ε, η Ρουμανία λοιπόν θα είναι αντίπαλος στα δύο αγώνες, 15 και ε. 19, ε, στή... στο, κ. Ε, στο, στο <σφουλί> και 19 στή... Ρουμανίες, όπου κορέσει λογικά φαντάζομαι η Ρουμανία. θα βλέπε, Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη κλήρωση. Δηλαδή, ακόμα για του Ισλανδού. ενδεχομένω ναι, μην του υποτιμάμε τόσο πολύ του Ισλανδού. Mm. Έδειξαν πολύ καλά στοιχεία. και άφησαν πίσω του Λοβαίνου. Σωστό, μην το ξεχνάμε. Είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα, πολύ δυνατή. την είχαμε υποτιμήσει, κατά τη γνώμη μου, την Ισλανδία. Δεν ήταν ο πιο αδύναμο κρίκο αυτή τη τετράδα. Κατά τη μου, η καλύτερη κλήρωση με την Ρουμανία. Mm. Θέλαμε να αποφύγουμε σίγουρα τη Γαλλία και τη Σουηδία. Mm. Κυρίω τη Γαλλία. Και ελπίζαμε να πέσουμε σε Ρουμανία ή Ισλανδία. Εγώ θα προτιμούσα τη Ρουμανία. Και χθε το βράδυ που μιλούσα με τον φίλο μου και συνάδελφο την Εύη Τυχαμέγκου, τη μου λέει τι βλέπει, λέει Ρουμανία. Μου λέει και εγώ Ρουμανία βλέπω. Ναι, Και δικαιωθήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Και ναι. Είναι καλή <καλύτερος, laughs> πιστεύω... Το θέμα είναι <laughs> να φύγουμε για Μουντιάλ μετά να αυτό να Πιστεύω ότι μια καλή σίγουρα καλύτερη από αυτή που στα προκριματικά <Ρι> ε, μπορεί να περάσει. <Ρι> Όχι όμω με εμφανίσαν αυτέ που έκανε με τη Σλοβακία και με το Λιχτεστάιν. <Ρι> ναι. Έτσι δεν έχουμε καμία τύχη. Μια σοβαρή εθνική με το πάθο που τη διακρίνει στα δύσκολα παιχνίδια πιστεύω ότι την έχει τη Γερμανία. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ τη ίδια αντίληψη είμαι και μάλιστα. Δηλαδή, αυτό ενδεχομένω να είναι και λίγο ε, χαζό, το πω έτσι. Ο τρόπο σκέψης μου, αλλά θεωρώ ότι επειδή χαρακτηρίζει πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού διότι αν. Για να αναγκοτεριστούμε απέναντι στου Λοβαίνου, θεωρούμασταν το μεγάλο φαβόρι. Mm -hmm. Αυτό το γεγονό μπορεί να επηρέαζε ακόμη του Ποδοσφαριστέ. Αυτή τη στιγμή η, η πρόκληση είναι στο 50-50. Ενδεχομένω -50. 50 -50 -50. κάποιε αισθανότητε να είναι λίγο πιο υπέρ μας, mm -hmm. αλλά οι Ποδοσφαριστέ θα πάνε με την απόλυτη συλλογή εμπειρία. Πιστεύω ότι είμαστε πιο έμπειρη ομάδα. Πιο έμπειρη από την ομάδα. Ομάδα. Ρουμανία. Καλή ομάδα η Ρουμανία, μην την υποτιμήσουμε mm -hmm. σε καμία περίπτωση. Mm -hmm. ε, Όπω είπε, στο 50-50 είναι. Mm -hmm. Αλλά ίσω να είναι λίγο κάτι παραπάνω σε εμά. Λόγω εμπειρία που έχει η Ελλάδα και αυτή η ομάδα το έχει αποδείξει ότι έχει μέταλλο. Μια ομάδα η οποία δεν χάνει εύκολα. Ναι, έχει, ναι. όχι μόνο από την Κοσμία, όλες οι υπόλοιπε ήταν νίκες, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ε, Ακριβώ. Ε, ήταν και μια ισοπαλία με του Βόσνιου. Μόνο, παντυβώς, ναι, παντυβώς. Ναι, ακριβώς, μόνο ναι, από την Μόνο Μόνο από την τα υπόλοιπα ενα Ένα που Ακριβώ. Λοιπόν, δεν χάνει εύκολα αυτή η ομάδα. Και το ένα κολλάκι το κερδίζουν, το πάσουμε. Ναι, ναι. Δηλαδή, τσουκουτσούκου με ένα μηδέν μπορούμε να περάσουμε. Και αν κερδίσουμε ένα μηδέν στο πρώτο παιχνίδο του Ρουμανία, έχουμε πολύ σοβαρές ελπίδες μετά. Είναι σημαντικό να μην με ακόμα. Θεωρώ ότι είναι κακό για την εθνική μα το, το πρώτο παιχνίδι γίνεται στο Γιώργο τη Έτσι θα έφερε η κλήρωση, μη σαν Και με την Ουκρανία αυτό δεν είχε γίνει το είχε το εκεί μέσα. και εμεί. Μέσα Μόνο μέσα. και τυχερό. Με το τρομερή μπαλιάσα του Γιώργου τη Αμαρά στο Σαλπικίδη. Και μην ξεχνάμε ότι το 1976-1977 όταν η Άκη έκανε τη μεγάλη πορεία στου τέσσερι του Γουέφα. Το τα πρώτα παιχνίδια ήταν από του Κατακύρδιζα με 2-0 Σε ένα παιχνίδι μόνο ήτανε φιλοξενούμενοι με την QPR που έχασε 3-0 Εκεί κέρδιζε 3-0 εδώ και το πήρε στα penalty και στις δύο χρηστήδη Καθάριζε από νωρίς Λοιπόν και ήταν αισθητικό αυτό για την ΑΕ Δηλαδή δεν είναι πάντα να έχεις το δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας αλλά έχει πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εδώ. Σωστά. ξέρεις πώς θα το διαχειριστείς μετά. Ακριβώ. Είναι σημαντική, σημαντικό να διατηρηθεί το μηδέν πάντα. Να διατηρηθεί το Σε όλα αυτά τα και η εθνογή μας είναι μανούλα σε αυτό η αλήθεια. Ε, ε, είναι στην προγραμματική φάση. Είχαμε την καλύτερη άμυνα μαζί με την Αγγλία. Είσαι πάρα πολύ Εντάξει, δε σταματάς ποτέ να, να ενδιαφέρεσαι γι' αυτό yeah. Γιατί είσαι πολλές πράγματα mm -hmm. και... mm -hmm. Το έχουμε διαπιστώσει για τις εκπομπήσεις που κάνεις ε, στο διάστημα 10 με 12 Αυτός, εντάξει, mm -hmm. λέω, εντάξει, πιστεύω ότι δεν πρέπει στη ζωή να είμαστε μονοδιάστατοι Γιατί mm -hmm. και, και εμείς οι αθλητικοί συντάκτες, λέω και τον εαυτό, γιατί παραμένουν αθλητικό συντάκτη, Είμαστε και λίγο παρεξηγημένοι Πολλοί πιστεύουν ότι ξέρουμε μόνο γύρω από το ποδόσο ή κάποια πράγματα και μέχρι εκεί Δεν είναι ο κατ τελπιστο, ο κατ ναι, ναι, μπορεί να το κάνει. Ναι, μπορεί να το Να το να το και να το κάνει να το να το να το κάνει να να το κάνει να το κάνει να το κάνει να το κάνει να το το κάνει να το κάνει Παρακαλώ. Όταν αγαπάτε. Σε εσύ τιμά, ποιο ήταν. Δηλαδή, φαντάζομαι γέμισε και από τα. Τίποτα, αφού με ενδιαφέρεται εξίσου. Εντε, ναι. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, αλλά και τη μουσική. Αγαπάω το σινομά. Αγαπάω το θέατρο. Τι ποιήση, τη λογοτεχνία. Δεν μένω εκεί. Και πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπο πρέπει να έχει πολλά ενδιαφέροντα. Ακριβώ. Δεν μ' αρέσουν οι μονοδιάστατοι άνθρωποι. Όταν έχει διάφορες, μον, μόνο. και τα ενδιαφέροντα του άλλου, να μην τα κατακρίνει ενδεχομένω σε κάποιε περιπτώσει. Ε, για παράδειγμα, το ότι πολλέ φορέ έχουν κατηγορηθεί αθλητικοί συντάκτε, ότι ε, είναι υποδέστεροι για παράδειγμα των υπολείπων. Έχουμε κατηγορηθεί άπειρε φορέ. Και μπορώ να σου πω ότι επίση, άλλε τόσε φορέ, είχα υπερασπιστεί την τιμή των αθλητικών συντακτών. <laughs> και λέω, παιδιά, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είναι κάποιοι. Επαναλαμβάνω, μην τα βάσουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Μην τα σπαταλώνουμε. <συσχε> Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Σωστό. Δεν μου αρέσει η ισοπαίδωση. Συμφωνώ απόλυτα με την ποιοι είναι, λοιπόν, τι έγινε. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Γιατί βλέπουμε πάντα το αρνητικό σε αυτό τον τόπο <συσχε> και όχι το θετικό. Έτσι μάθαμε ενδεχομένω. Το <συσχε> θέμα <συσχε> είναι εδώ και στα εξή να αλλάξουμε. Τουλάχιστον <συσχε> όσοι δηλαδή, συνεχίζουν και σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Το 1968 ήταν πυριαίο με το γέλο του Αμερικάνου, τον να -κύπερ Σε μετάδοση του, του Βασίλη του Γεωργίου 4 Απριλίου του 1968 Βγήκαν κάποιοι μετά και είπαν Α, κέρδισε η ΑΕΚ, γιατί ο αγώνας έγινε στο, στο Καλιμάρμαρο και γιατί οι φωτορεπόρτε έριχναν τα φλάς πάνω στους, ε, στους και τους τύφλωναν Ψάχναν να βρούμε ένα αρνητικό για να μειώσουμε την επιτυχία μας <στηνήθεια> Πάμε στο 1971, πάει ο <στηνήθεια> Παναδομιακός στο Webley Πούλησε ο Ερδός Αστέρας στο Πεθνίδι Ταγόραση <στηνήθεια> Κερδίζει η Πατουλίδου, ναι κέρδισε γιατί ήταν τυχερή έπεσε η Ντίβερς. Κερδίζει η Ελλάδα το 87 της ΣΕ τελικό, α, κέρδισε η Ελλάδα επειδή δεν έπεσε ο Σαμπώνης. Μα και δε, δε, δε, μετά από δύο χρόνια και με το σαμπόνι, κερδίσαμε ξανά. Τι λέμε ρε παιδιά Πάντα πάντα προσθατούμε να βρούμε κάτι αρνητικό δηλαδή. Ναι ναι. Και νομίζω ότι το συντελικό Πήρε την Κούπα ε, το 1968 ε, ήταν γεμάτο το καλλιμέρμαν. Ε, πλέον τον 80 τον κόσμο. Και η φωτογραφία υπάρχει στο Μόναχο στη γραφεία τη Κούπα. Γιατί είναι ρεκόρ προ έλευση. Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. 80.000 άνθρωποι σε τελικό ευρωπαϊκό σαν έκτό. Το 1982 α... με την πολύ μεγάλη ΑΕΚ τότε. Και πρέπει να πούμε, Βασίλη, επειδή είναι πολλά τα χρόνια που περάσει από τότε, 45 χρόνια, ότι ήταν και το πρώτο κύπελο. Που έφερε ομάδα στην Ελλάδα. Έτσι. Γι' αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά την ε, περιγραφή και του Βασίλη Γεωργιού να είναι πολύ ζητημένο ο άνθρωπο. Φυσικά, γιατί να... να λέει για την Ελλάδα, για το πόσο μεγάλη τιμή είναι αυτή η κατάσταση η... του Όπω μεγάλη τιμή ήταν που πήρε ο στον τελικό κορδαλό του 2013, τον 21ο στο Βέμπλε. Πόσο σημαντικό είναι, φαίνεται από το γεγονό έχουν περάσει 42 χρόνια από τότε και δεν έχει πάει άλλη ομάδα. Και αυτό που θέλω να σου να... πω προηγουμένως, είναι ότι τα... θεωρώ ότι υπήρχαν πολλοί μη φιλάθλοι τη ΑΕΚ που χάρηκαν αυτήν την κατάκτηση και αργότερα το Παναθηναϊκό. του δηλαδή, όλη δηλαδή, Ελλάδα. Δηλαδή, Χάρηκε όλη η Ελλάδα. Ενώ πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα λίγα δηλαδή. Και θα σου πω χαρακτηριστικά ότι στο Weblei το 1971 είχε να πάει και ο παγίτου του Ολυμπιακού, Οι οποίοι ήταν στο πλευρό του Παναθηναϊκού. <laughs> <laughs> <laughs> να, αυτό... να τα λέμε αυτά τα πράγματα <laughs> γιατί δυστυχώς Σήμερα έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει πολύ προς το να το μάθαστε τώρα, εγώ δεν το ήξερα αυτό και δεν θα το μάθαζομαι αν ποτέ θα συνέβαινε. Βεβαίω και πήρε και Πανό, η φίλοι του Ολυμπιακού είναι μαζί σας. Λοιπόν, ε, bon, αυτά, νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία είναι καταγεγραμμένα και στη μνήμη ημών, mm -hmm. αλλά και στην ελληνική ιστορία. Ε. Ε, ε, και λέω, ε. τι ωραία που θα ήταν, ε. αν στις κρίσιμες στιγμές οι Έλληνε είμαστε ενωμένοι. Έτσι. Μας λείπει αυτό ο Βασίλης. Μας λείπει, μας λείπει. Άνοιχε από εδώ ναι. Γιατί αν είμαστε εγώ λίγος... Με λίγος. Γι... Ναι, εδώ... φύγανε, φύγανε πάρα πολύ. Δικαιωμάτως. Σε όλος, που φύγανε. <σχερμο> Δικαιωμάτως. Σαν <σχερμο> τα κατακούνω κανέναν. Αλλά όπως πολύ σωστά λες, σαν τα τα πράγματα αν είμαστε όλοι εδώ ενωμένες σε μια γροθιά. Όταν οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, κάνουμε θαύματα. Το έχουμε αποδείξει. Καμιά μηνύματα που έχουν έρθει. Ναι. Πρώτα απ' όλα μα λέει: Καλημέρα, Παλαδόρη τη Σέρα, λέει ο Γιώργο Σταταγρίνιο. Mm -hmm. Το 82 λέει: Να στην Ισπανία όπω είπα. Mm -hmm. ε, Ήταν, δεν θα την αποτελέσει, τύχη του Ρώσου. <laughs> λέει πάλι ο Γιώργο. Εντάξει, τύχη του Ρώσου μπορεί να δεκατοποιήσει. <laughs> Παίζεται πολύ αυτό. Ε, λοιπόν, εξαιρετική βρίσκολα η νίκη τη σύμπραξη του τρίτου προγράμματο και τη αίρα σπορ και εδώ και λέ, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Γιατί τα προγράμματα δεν συναντίονται πιο συχνά στην αέρα Είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα ήταν το λιγότερο ενδιαφέρον Λοιπόν άκουρα ο Βασίλη σε ναι. μια εκπομπή που έκανε με το, με το δικό μας Τον κύριο το Κοτοσκιώπα ναι. ε, Σε ένα άλλο ραδιόφωνο ναι. Κάναμε το εξής Εμείς ότι είμαστε παρτοπόλοις σε αυτό Χάναμε καλλιτέχνες να μιλάνε για ποδόσφαιρο Και ποδοσφαιριστές να μιλάνε για θέατρο, ναι. μουσική ναι. και κινηματογράφη ναι. Λοιπόν και αυτό άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο γιατί ήταν η πρωτοτυπία και ήθελα να ακούσουν ας πούμε την Κωνσταντίνα τότε να μιλάει στον θεολόγη του Παπαδόπουλο και αν του λέει θεολόγη μου είσαι καλός τραματοφύλαγας αλλά νομίζω ότι οι ιστερείς της εξόδου και αυτός να της απαντάει. Όλα πίστευε. Ωραία ιδέα. Αλλά ακόμα και τώρα θέλω να μιλάει. Θεολόγη 1888 το Παπαδόπουλο. Τώρα να ξαναγυρίσουμε στο παιχνίδι, Έχι αν θέλει να σου Να πω άλλα δύο μήνυμα τόσα. Yeah, ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά που μου λέει: Λοιπόν, αν έχει τύχει διάφανη και ριζικό περπάτα, οι ε, τύχοι για του τολμηρού, του το ριζικό για του απανταχού νη και άϊρα γιάδε. Ψηλά πετώ και χαίρομαι γιατί δεν μπορούν να βγουν άλλα πουλιά που με μισούν για να με εκδικηθούν. Έρα mm -hmm. ε, ε, ε, το μεγαλείο σου εντολή απέτε διαταγή, ταξίδι να συνεχιστεί, το όνειρο ατελείωτο, λέει ο ε, και η Μαριάννα από την Αλεξανδρου, που λέει: Καλημέρα, παιδιά. Αθλητικά δεν άκουγα. Τώρα λέει: ακούω τα πάντα από την ώρα. κρατάτε γερά, ο αγώνα είναι δίκαιο και θέλει δύναμη που την έχετε. Μα δίνετε ελπίδα. Καλή συνέχεια, η Μαριάννα από την Αλεξανδρούπολη. Εσεί μπορείτε δε... να στείλετε τα μηνύματά σα στο 541-60. Αλφα πει κενό, γράφετε το τέλο τη 541 Βεβαίω και πρέπει <laughs> να πούμε ότι μα συγκινούν αυτά τα μηνύματα. Mm -hmm. ε. Εγώ πραγματικά υπάρχουν φορέ που κάνουν τη φωνή μου και τόσο πολύ <laughs> για αυτόν κόσμο. Και λέω ρε παιδί μου, δεν κάνει. Όταν ήρθε... έγινε εκείνη τη στιγμή ξελόγου, που θα έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε αίτηση ή όχι. Ναι. Ε. Ε. Λέω, αν κάνω αίτηση, πρώτον προδίδω τον εαυτό μου, δεύτερον προδίδω του συναδέλφου μου, τρίτον προδίδω τον κόσμο ο οποίο μα έχει συμβαροσταθεί. Και δεν μου αρέσει η ποροδοσία ένωση. Δεν Ήταν θέμα, θέμα συνείδηση, θέμα συντηρική και αξιοπρέπεια. Ακριβώ. Και εγώ ήθελα να γυμάμαι ελαφρύ το βράδυ. Αυτό είναι. Και ό,τι βγει από εκεί και πέρα. είναι Δεν παρατάμε. Ακριβώ. βγει. Άρα Άρα και... να... είναι να κρατήσουμε την εξυπέρβεια μα. Είναι ε... ε... ε... αυτό το είναι χωρίς Χωρί να κατακρίνουμε όσοι έκαναν είναι. δικαίωμά είναι δικαίωμά εντάξει. Ναι. Ο καθένα σκέφτεται διαφορετικά. Έχει mm -hmm. το δικό του τρόπο, έχει τα δικά το πιστεύω, τις δικές του πιστεύω, τι δικέ του αρχέ. τη δική του συνείδηση. Mm -hmm. Και πράγματι τα Έτσι. Λοιπόν, έτσι έπραξα εσύ, έτσι έπραξα εγώ. Αντίθετα, δεν έπλεξαν έτσι κάποιοι άλλοι. Δεν πειράζει. Δική μα είναι. Μην ξεχνά ότι αυτοί έκαναν κάποια προσπάθεια να μα διαχωρίσουν, να μα φέρνουν απέναντι. Ναι. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Εγώ δεν θέλω να είμαι ενωμένο. Μεγάλη διαδικασία. Βεβαίω, είναι επειδή όλο αυτό. Χρόνια τώρα. ολόκρα, ε. ε, Ζω όλη την ιστορία που έχουμε δει να. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι για, το, για την κλήρωση που mm. μόλι έγινε. Ε, Μεγύρισε 44 ε, σαν, σαν χρόνια πίσω. 1969, όταν παίζαν πάλι με τη Ρουμανία και διεκδικούσαν δύο ομάδε στην πρόκληση στο Μοντιάλ του 70 που λέγαμε προηγουμένω. Mm. Πάλι Ελλάδα-Ρουμανία τότε. <laughs> και η Ελλάδα έξω και η καλύτερη ομάδα των Καλύτερη εθνική όλων από εγώ και μενέχρισε για ένα βαθμό από τη Ρουμανία η οποία πήγε στο Μοντιάκ δεν ήταν καλύτερη η Ρουμανία από εκείνη την Ελλάδα και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα τότε είχε μέσα Δωμάζο, Παπαγιουάννου, Σιδέρι, Κούδα... Απίσης για την Παναδόρια Ένα και ένα δηλαδή η καλύτερη που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσιο Η ναι, ναι. Ρομάδα και φέρνει δύο-δύο με την Ρουμανία εδώ αν θυμάστε με την, την ιστορία που είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Ντάνη Γεωργιάδου, του Αξέχαστου και του νήμου του Δωμάζου. Όχι, oh, δεν την γνωρίζω καν Ναι, αλλά δεν την ξέρω. Ε, Πέτυχα, τι μα λέγανε. Δε... Ε, Είχαν τσακωθεί διασύνοπτον αφορμήν τώρα, γιατί παράκουσε μια εντολή του Βασίλη Γεωργιάδου ο Δωμάζο και ήταν με τι αγιονάρε, α πούμε, αντί με τα ποδοσφαιρικά το του παππούτσια. <σχυλίες> και ο άλλο τον τιμώρησε τώρα. Τιμώρησε <σχυλίες> τον Δωμάζο παραμονή ενό τέτοιου αγώνα που κρίνεται η πρόκληση. Τιμώρη τη χώρα. Τι μόνισε τη χώρα εκείνη τη στιγμή, φέραμε δύο-δύο εδώ. Δεν ξέρω αν έπαιζε ο Μίμης ο Δομάζο ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, υποθετικά είναι όλα αυτά. Ναι. Πιστεύω όμω ότι δύο Μίμης ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πουδοσφαιριστή, ότι τα πράγματα ενδεχομένω να ήταν και διαφορετικά. Τον έχω δει να παίζει 60 χρονών το Μίμη ο Δομάζο, Μπιτσόκερ, δηλαδή ποδόσφαιρο στην άμμο, και να κάνει πλάκα σε 25 έτηδε. Δεν παίζονταν ο άνθρωπο Βασίλη. Δεν παζότανε. Πρώτα και κύριε, είχε τα καλύτερα πνευμόνια που έχει που... Που ποδοσφαιριστεί στον κόσμο. Mm. Και τώρα, ακόμα που είναι 72, ο Μίμη, τον βάλεις βάλει να παίξει, μπορεί να σου βγάλει 90 λεπτό. Το πιστεύω, πραγματικά. Δεν καθόλου. Μπορώ να σου βγάλει 90 λεπτό. Και να τον κάνει αλλαγέ, να τι <laughs> Λοιπόν, και στο δεύτερο παιχνίδι <laughs> που παίχτηκε η πρόκριση, θέλαμε νίκη μέσα στο Βουκουρέστι, και φέραμε ένα-ένα. Μένα του Νομάζου που έπαιξε εκεί. Λοιπόν, και ήταν κρίμα από αυτή την ανοησία του Νταν Γιουργιάρη. Αφενός και εφετέρου από την ατυχία μας στην Πορτογαλία στο Πόρτο, στο μάτι με τους Πορτογάλους, του Ιουσέμπιο, του Κολούνα, του Σιμόιος, του Αγγούστο και του Τόρες Αυτή η φοβερή πεντάδα της Πορτογαλίας, τρίτη δύναμη του 66 του Μουντιάλ yeah. ε, Φέραμε 2-2 στο Πόρτο ενώ κερδίζαμε 2-0 με το 80 Κοίτα πως χάθηκε Ναι. Yeah. και ένα βαθμό μήναμε έξω η Η του και τότε. Λοιπόν, ε, είναι vă το, του 70? <σοκάσεις> Ε, έχουμε σε επίσημα παιχνίδια στα αποκλειματικά του Μουντιάλ. Δεν έχουμε νίκη απέναντι στου Ρουμάνου. Τρει σοπαλέ και είδες, Αλλά σε φιλικά παιχνίδια έχουμε 7 νίκε. 5 μάτια έχουν ολοκληρωθεί. Σοπαλέ και 14 ε, παιχνίδια ε. έχουμε χάσει κόντρα να Ρουμάνου. Ε, Είναι μια καλή ευκαιρία, έστω και μετά από 44 χρόνια, να πάρουμε μια άτυπη γυρευάνηση από του Ρουμάνου. Και όπω εκείνοι μα έκλεψαν σε εισαγωγικά την πρόκληση για το Μουντιάλ τη Βραζιλία, του Μεξικού που το πήρε η Βραζιλία. Έτσι να του κόψουμε και εμεί τώρα το δρόμο για το Μοντιάλ τη Μακάρι. Γιατί θέλουμε να δούμε την εθνική μα στο Μοντιάλ. Πώ το θέλουμε, Λογικό. Μα εγώ πιστεύω ότι πάνω από τι ομάδε από την ομάδα που στηρίζω ο καθένα είναι η εθνική. Τελείω. Ο καθρέφτης είναι η εθνική ομάδα. Και ξέρει, εγώ θα την ερώτηση πάντα σε φίλε μου, οι οποίοι ασχολούνται με αθλητικά υποστηρίζουν κάποιον σύλλογο, τι θα προτιμούσε εμένα. Κατάκτηση Champions League από την ομάδα σα. Ή η κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ελλάδα. Ε, οι περισσότεροι μα έχουν αλήθεια, μου απαντούσαν κατά την Εγώ θεωρώ ω κορυφαίο ποδοσφαιρικό θέσμο, να το πάω, να το πάω και εσύ, το Μουντιάλ. Είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον υπάρχει παγκοσμίω, εντό ναι, να... giving... στον... Είναι και ο στύβος, με, το συχνάμε, σε ό,τι αφορά τα αθλητικά δρομήνα. Ε, εγώ συγκινούμαι ιδιαίτερα με αυτή την οργάνωση, την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα προτιμούσα να... η Ελλάδα να παίρνει τον τρόπο, για παράδειγμα, από οποιαδήποτε ομάδα και να υποστηρίζω, να πάρει το τσαπίζω. Και βέβαια, όλοι θέλουμε την πρόκληση τη Εθνική. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια καλή ευκαιρία με αυτή την κλήρωση. Μια σοβαρή εθνική ομάδα να περάσει, να πάει στο Μουντιάλ του χρόνου τον Ιούνιο και να την απολαύσουμε από την ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ. Αυτή είναι η ευχή, δική δηλαδή μου. Ναι. Με την ΕΡΤ ναι. ανοιχτή. Να κάνουμε την ίδια Ναι. Να είμαστε εκεί, στο Μουντιάλ Εθνική ομάδα και ΕΡΤ παρέα όπω συμπορεύονται όλα αυτά τα χρόνια, κυρίε και κύριοι. Ναι, βεβαίω από το 1970. 1970 από το 1970 Και, και πάλι πάνω... χρόνια συμπορεύονται. Παρούσε σε όλε τι μεγάλε διοργανώσει και στα ευρωπαϊκά πρωτοθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ ε, και στον στίβο, στα παγκόσμια πρωτοθλήματα στίβου, σε όλου του ολυμπιακού αγώνε παντού. Παντού. Παντού. Λοιπόν, αυτή είναι η ευχή μα να παραμένουμε εμεί ανοιχτοί, ε, να ξαναγίνει η ΕΡΤ όπω ήταν και ακόμα καλύτερη γιατί έχει τεράστιε δυνατότητε αυτό ο γίγαντα. Είναι γίγαντα. Και η εθνική μα ομάδα να είναι στη Βραζιλία, κυρίε και κύριοι. Μακάρι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ. Αν θέλει να μείνει, μένει με γεννήσιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, αφού εγώ δεν Εντάξει, να πούμε κάποια άλλη φορά, ειλικρινά χάρηκα. Με και εγώ γεννήσιο. την ευκαιρία να μιλήσω για πράγματα πολύ αγαπημένα, όπω είναι το ποδόσφαιρο, η εθνική ομάδα και οι μεγάλε στιγμέ που ζήσαμε και αυτέ που προσδοκάμε να ζήσουμε. Γιατί το ποδόσο μα καρίζει μεγάλες στιγμέ, μεγάλες συγκινήσεις. Και ο δεν έχει ασχοληθεί με το ποδόσο δεν μπορεί να καταλάβει τι <χι> νιώθουμε εμείς που το αγαπάμε. Θεωρώ ότι κατάλαβαν ε, ακόμη και οι γυναίκες που τα ασχολούνται με το άθλημα, ε, το τι συγκινήσεις που προσφέρει με την κατάξυση του Ευρωπαϊκού Προδοαθλήματος από την εθνική μας ομάδα το 2004. Ε, διότι τότε στους δρόμους της Αθήνας και όλων των πόλων της Ελλάδας, ε, έβγαιναν και πολλέ κοπέλε και γυναίκες να πανηγηρήσει. Πολλού το παρόδο ήταν βέβαια η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του παγκόσμου ποδοσφαίρου, τους ε, Βέβαια. Ε. Ακόμη μεγαλύτερη από αυτό της Δανίας το, το 1992, 1992. Η Δανία η οποία είχε μπει από το παράθυρο ε, Λόγου Γυκοσλαβίας. Και κάναν διακοπέ στην Ισπανία και τους φέρνουν, πήγανε στο, στο ε. γιούρο και το πήρανε. Το θεωρείς μεγαλύτερη έκπληξη γιατί, διότι η Δανία ήταν μια χώρα. Μεγαλύτερη παράδοση ενδεχομένω στις μεγάλε διοργανώσει. Ήταν η ομάδα. ομάδα. η ομάδα. Η Ιδανία, τότε. Mm. Εξαιρετική ομάδα. Την Ελλάδα δεν την υπολόγιζε κανένα. Θυμάστε yeah. τα προγνωστικά που καναν όλοι. Και... Έσαι, θα χάσει και τα τρία παιχνίδια, mm. δεν έχει Και Τσουκουτσούκου έφτασε στον τελικό και πήρε τον κύπελο. Yeah. Δεν την υπολόγιζε κανένα. Yeah. Κανεί, κανεί βέβαια. Τάξε, μπορεί να είχαμε τύχη, μεγάλη δόση τύχη, αλλά δεν είναι... δεν είναι μόνο τύχη, τη πια τώρα. Μην ξανακάνουμε κι εμεί αυτό το λάθο που κάνουν οι άλλοι. Δεν ήταν μόνο τη. Ηταν μια ομάδα άριστα στη μέση του αγωνιστικού χώρου. Ε, με έναν εξαιρετικό προπονητή, uh -huh. ψυχολόγο που του ανέβασε. Μια ομάδα που έπαιξε πάρα πολύ καλά αμυντικά, γιατί αυτό μπορούσε να παίξει. Με καλή φυσική κατάσταση. Ναι, yeah, Που yeah. κοιτούσε στα μάτια όλου του αντιπάλους Αυτό κατάφερε ο Τόρε Ναι. Και επίση το γεγονό, Βασίλειο, ότι οι περισσότεροι από του παίκτε μα είχαν πια διεθνεί παραστάσει. Yeah. Δεν ήταν όπω το παρελθόν. Σωστό, σωστό. Είχαμε φύγει από τη χώρα, είχαν ανοίγει στου οριζόμε του. Ε, Έφεργαν πολύ και μετά βεβαίω. Είναι αλλογικό. Αλλά και τότε είχαμε φύγει αρκετοί. είχαν πέσει το εξωτερικό, είχαν ε, συναντήσει ναι. κάποιου από του αντιπάου του ναι. και του φοβόντουσαν πια. Και είναι ναι. σαν το δικού μα το 94 που τα είχαν να πάρουν αυτόγραφο γράφω το μάρα. Αλλάξαν οι καιροί. Αλλάξαν πάρα πολλά στο ποτόσφαλο. Και πιστεύει ότι η του Αλκέτα Παναγούια τότε σοτάρεται και να σοτάρεται. Είναι τρομερό. Αλκέτα είναι εντάξει. Αγαπημένο ες... φίλο. Αξέχαστο φίλο. Εντάξει, ο Αλκέτα δεν ήταν αξέσο... ο μεγάλο ομποντή, αλλά ήταν ο καλύτερο στο θέμα τη ψυχολογία. Uh -huh. Ήξερε και το πάρει του παίκτε του και έπαιρνε από αυτού ό,τι καλύτερο. Τώρα εντάξει, το 1994 Είμαι. γίνανε λάθη, δεν τι να τα πούμε. Κοιτάμε μπροστά και το 2014. Έτσι. Μακάρι λοιπόν να είναι και η εθνική μα και με την ευχή που έκανε η Ελλάδα να είναι ανοιχτή και να μεταδώσουμε με του αγώνε. Είστε και αν δεν πάμε εμεί στην Βραζιλία, δε σπανιάλη στην άλλη. Δεν έχει σημασία να είναι η Ελλάδα ανοιχτή και να είναι η Ελλάδα εκεί. Αυτή είναι η ευχή μα, φίλε και φίλοι. Μασίλη, σε ευχαριστώ μάρση, να, καλά πάρα πολύ για την χαρά που μου έκανε. πολύ που κάνατε αυτή τη συζήτηση. Την απόλαυσα και εγώ το ίδιο πίστευα και πιστεύω το ίδιο να ένιωσαν και οι ακροατέ μα εδώ. Του οποίου πραγματικά αγαπάμε και του έχουμε στην καρδιά μα. Το στηρίζω πολύ. Άλλωστε, ότι ήταν τρομερή η εξαιρετική η σύμμεραξη του Τρίτου, σε ένα σχολά. Και δεν είσαι βέβαια μόνο το Τρίτο, θα δηλώσει χρόνια αθλητικό συντάκτης και σπορτκάστερ προηγουμένω, όπω είπε και μόνο, 160 μεταδόσεις, αγώνων. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Που είχαμε με τον συνάδελφο Γιάννη Παπούτσάκη και θεωρώ ότι και εσείς την απολαύσατε. Συνεχίζουμε ε, στη ροή τη εκπομπή μα μέχρι και τι δύο μαζί. Είναι η Ερα Σπορ στην ελεύθερη ελληνική ραδιοφωνία. Σε έξι λεπτά, πιάνουμε μία. Μέχρι και τι δύο θα είμαστε μαζί σα. Ε, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, στα αποτελέσματα πρωτού ε, ξανασυζητήσουμε την εθνική μα ομάδα και πούμε τι διάφορε δηλώσει που έγιναν από ε, του Έλληνε διεθνεί. Ε, και από τους αντιπάλους μας να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ε, είχε μια πολύ εύκολη νίκη επί του Παναελευσσυνιακού με 74-35 στον αγώνα που ολοκλήρωσε την δεύτερη ε, ε, ε, πρώτη ρεκορ αμυνας καθώ ειναι η πρωτη φορα που σε παιχνίδι πρωταθλήματος στα χρόνια της Α1, το 1986 δηλαδή και έπειτα, δέχεται κάτω από 40 πόντους. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση της ομάδας του Τρυφιλιού ήταν μόλις πέρυσι όταν δέχτηκε από το περιστέρι 41 πόντους, συνήθως νίκη, με 76-41. του Παναφνα. Ε, μπορούμε να συναντήσουμε ω εξή για να 44-87 τη σεζόν 21. Στιζόν 27 παναφνακό σεζόν 95 70 Στιζό Την περίοδο Πανελλήνιο και πέρυσι, όπως είπαμε, περιστέρει επαναμυναϊκός 41-76, ενώ τη Δευτέρα το απόγευμα θα ειναι παρελουστινιακός 74-35. Τώρα στην Σούπερ Λίγκ η 8η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με τον Πανιόνερ Μπερνίν. Εκτός έδερας Νίκη με σκορ 1-0 απέναντι στον Πάζι Γιάννινα, οι κυριανέροι 3 ε... είχαν ιτηθεί την περασμένη εβδομάδα στο σπίτι τους, στη Νέα Σμυρνή από τον Άρη με 2-1. Πήραν ρεβάνσες για τους ε, χαμένους πόντους για τη χαμένη αυτή Νίκη ε, απέναντι στον Πάζι Γιάννινα. γκολ Το πέτυχε ο Ντούνες στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης και ήταν αρκετό για να χαρίσει τους τρεις βαθμούς ε, στους ε, φιλοξενούμενους. Ο Παζιάννενα προσπάθησε να αντιδράσει και παρότι είχε τον έλεγχο του αγώνα κυρίω στο δεύτερο χρόνο δεν τα καταφέρει. Το απανώνει στον αυτό που έφτασε πολύ κοντά στην επίτευξη ενό δεύτερου τέρματο, έχοντα δοκάρι στο φινάλε, Ουσιαστικά τη αναμέτρηση στο 91ο λεπτό με τον Μαρουκάκι. Είχαμε επίση ε, δραστηριότητα, είχαμε δραστηριότητα δηλαδή στην Football League ε, και ο Αουχανίων έκανε την έκπληξη και προσγείωσε απότεμα τον Ολυμπιακό Βόλο ήταν σαφώ ανώτερος και κέρδισε 2-1 ε, τους ερυθρόλοφους με τη δίκηση μάλιστα τον, ε, του Ολυμπιακού Βόλου να εκδίδει συγχαρητήρη ανακοίνωση για την εμφάνιση του Αουχανίων και την νίκη του την οποία χαρακτήρισε απολύτω δίκαιη Οι γιανόλευχοι έκαναν το 2 στα 2 στο σπίτι του στα περιπόλια. Ενώ επίση την πρώτη νίκηση της σεζόν πανηγύρισε και η Καλυθέα που κέρδισε 2-0 uh, το Πανηλιακό. Μέχρι πρώτο ο Πανηλιακό uh, είχε το απόλυτο στις νίκες, 3-3 δηλαδή. Ενώ απ' την άλλη η Καλυθέα δεν είχε γεφτεί. Ε, τη χαρά ενός τρυπών ε, λοιπόν, καθώ καθώς ε, είχε τρεις σοπαλίες στις άρθιμες τρει πρώτες αγωνιστικές. Ναι, τα μηνύματά σα στο 54160 ένα φίλο ο Γιάννη Καβάλα λέει: Απίστευτο ο κόσμο και ο χαρακτήρα μα. Και αν εννοείται τραγούδι, θα του κάνουμε τη χαρά να το βάλουμε. Αν εννοείται τίποτα άλλο, μαζί σου είμαστε Γιάννη. Ε, λοιπόν, θα πάμε ε, σιγά σιγά μέχρι και τη μία με ένα τραγουδάκι. Αν και ένα φίλο να διαβάσει πρώτα κάποια μηνύματα, έργο για τη μουσική, Ρόρι ο μεγαλύτερο ρόκερ μετά τον Έλληβε. Θα συμφωνήσω για τον Ρόρι Γκάλαχερ. Ε, ο Νίκος Αραδέλος επιλέγει τις μουσική, να ξέρετε, μεγάλο ροκάς ο Νίκος. Ε, και ε, ο ίδιος φίλος, 169, αλλά η Εθνική δεν έχει ελπίδες με αυτό το roster και με ανάλογε εμφανίσεις. Θα διαφωνήσω για το roster, ε, σίγουρα, και θεωρώ πως ακόμη με αυτές τις εμφανίσεις σίγουρα, δεν έχουμε ελπίδες. Πρέπει να περισστούμε πολύ περτιωμένοι ε, από κόντρα στους Ρουμάνους συγκριτικά, δηλαδή με το πώ παίξαμε απέναντι σε Σλοβακία και Liechtenstein, Τη Σλοβακία, τι είναι με την παθμολογικά Σλοβακία, όμως την κερδίσαμε. Η Εθνική Χίλος όπλο τη ε, την καλή τη άμυνα και με αυτό θα απορρευτούμε. Ε, φίλε μου, τι να κάνουμε, έτσι έχουμε μάθει να παίζουμε. Ε, σε αυτές τι εμφανίσει, μας έχει συνηθίσει δηλαδή ε, η Εθνική μας ομάδα στα τελευταία χρόνια. Έτσι πήραμε το γιούρο, έτσι έχουμε πάρει η προκρήση στις μεγάλες Τι να κάνουμε, δυστυχώς δεν... Ε, έχουμε πιστεύω και την ικανότητα ακόμη να α, παίξουμε πολύ θεαματικό ποδόσφαιρο λοιπόν πάμε σιγά σιγά με τη με λίγο τραγουδάκι Είναι μία. Με τα δεύτερα που ακούσαμε, και πρωτού περάσουμε τα διάφορα δεσούλε που έχουν γίνει αναφορικά με την κλήρωση τη ελληνική μα κοντρα στη Ρουμανία. Θα πάμε να καλεσπερίσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου και τι κάνει. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλο. Ακόμα, τι κάνει. Μια χαρά, μια χαρά, όλοι καλάσαι. Είδα και ο φίλο που δουλεύατε μαζί όλο αυτό το διάστημα, ο Γιάννη Παπουτσάκη. Ναι, τα τελευταία 20 χρόνια μόνο δουλεύει. <laughs> <laughs> <laughs> Ο Γιάννη είναι ε, μορφή έχει υποδεικνύσει ότι οι γνώση του Γιάννη λίγη στο δημοσιογραφικό στοτερίμα τη εγώ και δεν μιλάω μόνο για αθλητικά, μιλάω για το Γιάννη είναι ένα παντογνώστη, ε, ένα γνώση. Ε, ιστορίας, κινηματογράφου, μουσική. γιατί κάνει και κάθε Δευτέρα, νομίζω, και εκπονδύει βασισμένη στη μουσική. Ναι, βεβαίω, βεβαίω. Ε, Γνώστηκε κινηματογράφο, το, το θεάτρου, πραγματικά το έχω διαπιστώσει εγώ από τι εκπομπέ ε, που άκουσα και τα όσα βεβαίω έχουμε συζητήσει και εκτό αέρα, αλλά και στον αέρα συζητήσαμε προηγουμένω. Όπω επίσης διαπίστωσα τι γνώσει του ε, στα πρώτα 45 λεπτά που ήμασταν Όπω πολλέ και μη γνώσει, ενώ και άλλα με και εσύ και έχεις ετοίμαστε μια εντεκάδα με τα κορυφαία γεγονότα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω κάτι άλλο, η Νίκη έχει στείλει μήνυμα ευχαριστώ τον ροκάλι Φραβέλο και αφού είναι Ροκάς κάτι σε Metal έχει, λέει η Νίκη. Λοιπόν, θα βρούμε κάτι σε Metal, Νίκη. Και... Oh, oh. και... Okay. Okay. Θα... και Κάνει φοβερή δουλειά με ρόρι κι Εγώ θα πρότεινα να συνεχίσει με ρόρι. Α, ναι. Γιατί, ε, δε δε, δε και ρόρι κι άλλαχη όχι πολύ ωραία στο Ροδικάλεγερ, γιατί εγώ μπορεί να μην μεγάλωσα με τον Ροδικάλεγερ, αλλά. είναι Ναι, ναι, ναι και πολλά άλλα. Είναι φοβερό. Κάτι σε μετά, θέλω να μα πει νύχτα, γιατί πρέπει να τι βάλουμε και παίρνει ο Σαλβίσου για να μην σου αρέσει. Για παράδειγμα, αργότερα. Γεια. Γεια. Εγώ ω γνωστό παρακολουθώ όλε τι αναμετρήσει τη Super League, ειδικά όταν είναι και ταυτόχρονα έχει πολύ πλαγκα όταν βλέπουμε γιατί ανοίγω κομπιούτες, ανοίγω τηλεοράσει, ταυτόχρονα δεν θα θέλω να δω είσαι παντού Πείτε το μιλάτε δε του παιδιού, είτε. Με τι και αλλά... πάλι γίνει ένα σπίτι, όταν να σε μιλήσω. Ναι, ε, γιατί πραγματικά οι ζωορισμένε αναμετρήσει είναι μαλλιά σου. Είναι κακέ, κακέ ε, αναμετρήσει, ε, κακό το θεάμα. Αλλά πάντα υπάρχει ασφαλή και είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, στο βουνάρι, α πούμε, εντάξει, ε, δεν, δεν έχει καμιά μπαλάρα. Να το πω έτσι, βεριάρι, mm. αλλά e, <laughs> αυτό το, το παιχνίδι είναι για να πει συγγνώμη, δηλαδή και με τον Διευθυντή, με τον Βοσκάκη και γεννάδε, ναι. πραγματικά έχει να λε. <σταλώνα> Έχουν παράπονα η κίτρινη για του Βοσκάκη, τρει αποβολέ. Η μία μετά το τέλο αναμέτρησης αναμέτρηση, όταν ο Πολίδω πήγαινε να δώσει το χέρι για να το πει συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν ήταν η ηρωνική κίνηση του Βεβαιώ. Αν δεν προσέξει και το βίντεο, δίνει το χέρι, δεν λέει κάτι. Δεν φαίνεται να λέει στο ποδόσο ρωτώ να ξέρεις τι γίνεται, στο το, το αξίστη, τι, στο χέρι κανείς μία αρκετική κινήση και ταυτά θα να του μορμουράς κάτι γαλλικά, ας πούμε. Τι, τι. Ο βουλίδος σε συγκεκριμένη περιπτώσεις, συγκεκριμένη φράση, ε, δίνει το χέρι χωρίς να ανοίγει καν το στόμα του, απλά έβασε το χέρι. Για να για, για, ο τελείως στομάτης, στα χαρούμενα, στο το αποτέλεσμα, το διπλό το, ο, ο Άρης. <coughs> Είναι τη δεύτερη κοινή κάρτα. Ήταν ασφείο, δεν είναι προσωπική του αγρόντο δεν ξέρω. Συμφωνώ δεν έχει γράψει στον φίλογόνο στο Βοσκέ, για το αν το είπε δηλαδή κάτι όχι πολύ, όπως η ΠΙΣ δεν φαίνεται να το λέει κάτι μου άρεσε και η έτσι για συγκεκριμένη ενέργεια. Ναι, ναι, ναι, Εγώ προσπάθησα για να αλλάξω το να βγάλω μια γεγονότα, μια να το τα οποία. Δεν είναι και εύκολο, αλλά γιατί υπάρχουν πολλά γεγονότα. Μπορεί αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα να είναι παράξενο, να είναι μίζερο, να είναι χίλια δυο, όπω θέλετε, δεν πιστεύω. Αλλά ε, βγάζει πράγματα για ωραία. Δηλαδή, αν κάποιο θα το παρατηρήσει, Μόνο παρατηρητή, ε, χαίρεσε να το βλέπει. Α πούμε, ε, παρέλαβε. με την γράφη. <συσχε> ε, και <συσχε> με τη γράφη διότι απέναντι σε μια καλονία η οποία έχει δείξει τα καλύτερα στοιχεία. Ε, ξαφνικά έριξε πέντε goals, είναι ακόμη και με την πάρα πολύ και η περίπτωση του ε, ομιλιστήρα το της Σαράντης ε, και μάλιστα του ε, βοηθήματος του αγγελίμνου του ε, της ε, του Σολάρη. <Στολαιά> του Σολάρι, ναι, ο οποίο ναι, αδελφό του γνωστού Σολάρι, έτσι, ε, που έχει παίξει και ε, Ο Σολάρι είναι ο πρώτος, ο δεύτερος μάλλον, ε, ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ξάνη. Ο οποίο ζημιώνει εκτό χατρίκ, ε, ο πρώτος ήταν ο Περάστο Μασέλο, Αποκινά ο Βραζιλιάνο. Ε, ναι, ο οποίο και Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η να πω και ένα άλλο Ο λοιπόν έχει 7 γκολ σε 8 Ισοφάριστο ρεκόρ που είχε με τη φανέλα της Σάθης, ο Δωμάς και Παρίσις αφότεροι έχουν ξεπεράσει τον Βεριντιάνο Μαρσέλο ε, που ε, είχε έξι γκολ ως ρεκόρ στις 8, 8 πρώτε αγωνιστικές ενό πρωταθλήματο. Oh, το, yeah, yeah. το θέμα είναι ότι δεν θέλει oh. ο, ο σολάρη oh. να έχει την τύχη την και Παρίσις Γιατί ο τη σεζόν που έκανε αυτό το ρεκόρ το είχε μόλις ένα άλλο γκολ σεζόν ενώ ο Βεριντιάνο, mm -hmm. την άλλη, το 24 Κύριε Χιουζάν, 999. Ακριβώ. Η χρονιά που χρονιά ε, ο, ο Σολάρι να, να σου πω ότι το ρεκόρ του είναι 11 γκολ σε μια, στο για προτάσει να μιλάμε, βεβαίως στον Απόεν. Και φιλοδοξεί, νομίζω, ή καθ' να να ξεπεράσει αυτό το ατομικό του ρεκόρ. Να το πω έτσι. Ε, στο νούμερο... Αυτό ήταν το νούμερο 11 για μένα. Στο νούμερο 10 ε, έχει να κάνει με τον Ορτός ο οποίος... Ο, αυτός ο, ο Ανδρούκος κάνει ωραία πράγματα με τον Άρη. είναι το... το κλειδί. θεωρώ ωραίο τους... Ε, ε, του Άρη και... Φυσιολογικά ότι το σκοράρει, ε, ο Άρης δεν χάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα τη Θεσσαλονίκης. Ε, μετά είναι ένα... Πώς να το πω ένα οξύμορο, ε, ο Καπίνο, ε, κατά του ΣΕΡΕΜΕΤ ο οποίος ε, μελήξε και λίγο για το ΣΕΡΕΜΕΤ ναι. ο άνθρωπος δεν έχει πολλέ συμμετοχές στις ο Πατλήγκας είστε στην Βηταθνική, ήταν πίσω πάντα από κάποιον άλλο τραματοφύλλα κάνει 33 νετών ο ΣΕΡΕΜΕΤ ο οποίο ήταν καταπληκτικό σε αντίθεση με τον Καπίνο ο οποίο ε, με άλλες φιλοδοξίες στον καθιέρος ο, καφίε, ο σοπα, ε, κός, και αλλιώς το πάει, δεν θα το δούμε στην περισσότερη ανάλυση. Στο νούμερο 8 είναι ε, η, νίκη του, ε, η νίκη του Άρη. Την χαρακτηρίζω έτσι γιατί είναι ξεχωριστο το θέμα του Βοσκάκη. Το το, ε, με το, με, έτσι όπως την πέτυκε. Δηλαδή είναι μια νίκη στο κόκκινο με τις κόκκινες κάρτες και τι πολλές κίτρινες που έφυγε. Ε, στο νούμερο 7 θεωρώ ότι είναι ο Ουπίτες Ουπίτες. Ουπίτες, Ουπίτες. Το οποίος εδώ, αυτό το παλικάρι κάθε χρόνο ε, φροντίζει να, κάνει, να είναι μέσα στην πρώτη τριάδα τετράδα, ε, σε ασή. Ήταν στο βόλο, θυμάμαι, είχε 8 ασή. Ήταν στο Λάρι είχε 6 ασή ε, στο ποτάμι. Πολύ. Ε, τώρα με το Νατρόμι το δεν είχε καμία ασή, έκανε 3, δηλαδή και τα τρία γκολ μπορεί να μορφωθούν. Δύο corner και μια καταπληκτική κάρφη στο. Ήταν ο μαέστρο το ορχήστρα του Γιώργου Παράσκου. Συμφωνούμε, συμφωνούμε λοιπόν. Νομίζω ότι δεν έχω κάνει λάθος σε, κάτι, σε κάτι έτσι. Ε, να σου πω την αλήθεια: Δεν θυμάμαι ήταν ο και των δύο κόρνερ. Σίγουρα έχει την ασή ε, και αφού το λεει Έχει και τι τρει Από την ένα <συμφωνούμε> <δύο>, <συμφωνούμε> <συμφωνούμε> <συμφωνούμε> <συμφωνούμε> <συμφωνούμε> <συμφωνούμε> <συμφωνούμε> Στο νούμερο 6 έχω βάλει το Σαπίντο το οποίο δεν ναι, μ' αρέσει και ποδοσφαιριστή πάρα πολύ γιατί είχε δεσμευτεί πάρα πολύ με τη σποτ τη Λισαβόνα. Έχει βάλει ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τότε, main προπονητή του Όφη. Ε, είναι είναι για ένα θέμα τη Πόρτο. Είναι από το Πόρτο ο, ο Σαπίντο. Ε, ήταν στι Ακαδημίε τη Πόρτο και όμω έκανε μια τεράστια ποδοσφαιρική καριέρα στην ε, ε, Σποτ τη Λισαβόνα. Και μάλιστα από τότε που σταμάτησε ο. Ο Σαπίντο, η ομάδα δεν είχε βρει έναν άξιο αντικαταστάτη επιθετικά. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Βόφη δεν κατάφερε πάλι να νικήσει και έμεινε στο 1-1 με τον Εργοτέλη. Στο με, νούμερο... Είχαμε 5... συνέντηση κορυφής ε, του Π.Π. Του Πολυνάκη με τον Σαπίντο απόψε να έχουμε και αύριο. Λοιπόν, απλά πρωτού συνεχίσει να πούμε ότι δίπλα μα είναι ο συνάδελφο ο Γιώργο Σαμαρνόπουλο από την αίρα πέργου. Ήταν και χθε. Τα είπε πολύ δυναμικά. Να ξέρει, Τάσο, Τάσο επιτρόπου, στην αλλαγή τη λογική γράμμη. Μπέλε, Τάσο, καλημέρα. Για να πούμε καλημέρα, έχει πέρασει. Βέβαια και να σου πει: Ακούστε και Για να τον ακούσει το τον Τάσο. Τάσο, συνέχισε σήμερα να παρέχομαι των γεγονότων. Έχω μια είδηση, γιατί τώρα είναι σαν λαμβανακάδωμα τώρα. Όχι, είδηση δεν έχουμε. Απλά να βάλει ακουστικά ο Γιώργο. Πε με. <laughs> Συνέχισε με την απαρίθμιση ε, τον ε, νέο ε, γηγονό του λοιπόν, στο, στο νούμερο 5 ε, έχω βάλει την αφιέρωση της αγωνιστικής που βγαίνει με άλλη από τον Vladimir Weiss ο οποίος σκορώνε και αυτό το γκολ το αφιέρωσε στο, στο Λίον, το ξέρεις τον Λίον. Πώς είναι αυτός ο Λίον είναι ο το σκύλος του Weiss ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας και το αφιέρωσε στο σκύλο του. Βλέπω ο... πολύ ψαχμένο τάσου σήμερα Ναι σου λέω έχω κάνει ωραία δουλειά σήμερα <laughs> ε, Στο νούμερο 4 είναι η δήλωση τη Αγωτσικής θεωρώ ε, Και δεν είναι άλλη από τη το, ε, δήλωση του Μαρίνο Ιζωνίδη Ο οποίος ε, να σημειώσω ότι πριν από το 2012 Από τότε δηλαδή που έχει να χάσει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας είναι ο προπονητής ο οποίος έχει νικήσει τον, την τελευταία φορά τον ολυμπιακό σε εκτός έδρας αναμέτρηση των εργασφύρων Λεύκων. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερε από και ε, ε, χα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μετά την ισοφάριση, δήλωση της αγωνιστικής καρδίου καπεινή μου Αβώση, μετά την ισοφάριση des, a, mm. από τον Ολυμπιακό, δόμιζα ότι οι τέχτες μου φύγαν από το γήπεδο. Mm. Ε, ε, άλλο... Κατέρευσε ο πλανήτης ε, Νέα. Ναι, ναι, στο, στο, νούμερο... <χεδιόν> <χεδιόν> <χεδιόν> στο νούμερο 3 έχω βάλει το Βίτορ, τον <χεδιόν> ε, <χεδιόν> Βίτορ νομίζω. Βίτορ, είναι ο αμυντικός ο σέντεμπακ του Πάοκ, ο οποίος σημείωσε και τα δύο κόμματα στην αστέρα Τρίπολη, αλλά το εντυπωσιακό για το σερνότατο. Παρακαλώ, ε, ποδοσφαιριστή το Πορτογάλο ε, και το λέω σερμό, διότι μετά έκανε δει ότι ναι, με σκληρή δουλειά πετυχαίνουμε αυτά που κάνουμε. Ξέρετε, αν είσαι αδερφόρο, θα πούνε σου και το δικαίωμα να για σε άλλε περιπτώσει. Τέλο πάντων, ο για ε, ξέρει και εσύ <σέλεσμα> ότι ήταν ένα από τα μπάλμπορτ ε, στο τελικό του 2004. Είναι από κοντά την εθνική Ελλάδα, ακόμα το λέει δηλαδή. Ότι έζησε από κοντά αυτό το γράμμα των Πορτογάλων. Ε, δα, δύο φορέ έχασαν ε, ε, στο γύρο 2004. Μάζει από την πάλα γιατί δεν είναι στο Κατσουράνη, το N50. Έτσι, έτσι, έτσι. έτσι, έτσι. Ακριβώ αυτό και ακόμα το πειράζει ο Κατσουράνη για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και του έχουμε βάλει στο νούμερο 3. Πριν πάω να συνεχίσω το νούμερο 2, να πω του τίτλου που χρησιμοποίησαν πολλέ εφημερίδε αθληνικέ. Έπαιξαν, έκανα πολλά λίγο παιχνια, με το όνομά του, το υπονομό του, δηλαδή ουσιαστικά το Βίκτορ, Victor, Βίκτορυ, μέχρι και που είδαμε στα Σπόρτο Βορρά, ένα πιο βαρύ, ουσιαστικά. Βίκτορυ ε, ο Επιβίκτορας, κατάλαβες αυτό. Καλώ, πολύ καλό, πολύ καλό. αυτό. Δεν ξέρω άδεινε. Είναι ασπίο, αλλά... Νομίζω ότι είναι υπερβολικό για το κόμμα ασφαλό. Τέτοιο Καλό είναι Είναι με. Είναι καλό, είναι καλό. Στο νούμερο 2 λοιπόν έχω το... το θεμάνας Λίδη. Πραγματικά εξήνθηκαν... πολύ ιδιαίτερε και εικόνε σε κείμενο των περιβολιών. Είναι περιβόλια ή περιβόλα. Είναι τα περιβόλια, είναι το Δημοτικό των περιβολίων. Είναι τα περιβόλια ή περιβόλια. Καλά τα είπα λοιπόν. Ε, περιβόλια λοιπόν. Ε, προσπάθησαν και, ο, και οι οπαδοί. Να θυμίσω ότι ο Νασλίδης έχει ρήξη χειαστών ε, και θα μείνει για έξι μήνες. Είναι ο χειρότερος θαμβαρτισμός που μπορεί να κάνει ένας σπουδοσποριστής έτσι. Ναι, ναι. Ε, τώρα, έξι μήνες είναι πέντε μήνες, περίπου έξι μήνες έξω. Ίσταλα να μπει και σε ρυθμούς θα καταλαβαίνεις ότι σχεδόν η χρονιά έχει χαφεί, η σεζόν μπορείς να πεις με ναι, ναι. κάποιος ο τέλος του προσκήνιου θα επανεμφανιστεί ο Θομάς Νασλίνις ο οποίος ήταν, είναι και ο βασικός ο σκόρε να πούες του Τσομάνας ακριβώς όσα τα, τα λες και πραγματικά και οι ποδοσφαιριστές και, και ο κόσμος που είχαν έτσι αφιερώσει ένα event mm. είχε γίνει ε, πριν από την έναξη του αγώνα για τον Νασμίδη να και είναι πραγματικά ιδιαίτερα συγκινητικό. Ε, αυτό το πράγμα μετράει πάρα πολύ ο άνθρωπος. Ε, ο, να θυμίσω ότι ο αθλητισμός ε, γενικά το ποδόσμων και ο, ο, ο ε, είναι για τον άνθρωπο, δεν είναι... Και νίκη πάνω σε αυτό που συνόμπησε η Διακόπτη, αλλά είναι εξαιρετική η τοποθέτηση. Μέρου του Σταυλόνιτ, του Στόπερ του Πανελνίου, που αφιέρωσε τη νίκη τη ομάδα του στην ομάδα Σλίδη. Ευχούμενου περαστικά στον ποδοσφαίρι. Δείχνει δηλαδή ε, την αλληλεγγύη μεταξύ συναδέλφων ποδοσφαίριστων. Ε, έστω ε, και ε. αν είναι ανταγωνιστέ, υπό την έννοια ότι σε άλλη ομάδα. Ε, Γεια μα <στονίκη> το νούμερο 1. Γιατί το νούμερο 1 είναι το πιο εύκολο πράγμα. Με βάλα το ένα και δεν φτιάξα τα άλλα. Είναι φυσικά η το του Παναθυμιακού, από 11 ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε και με τον uh, τον, τον Κορκό. Ότι 600 αγώνε ήταν Αίτιου. Δεν ήταν Αίτιου, δεν μπορούσαμε στο χωριστό στάδιο, αλλά πολλά χρόνια. Αλλά 11 χρόνια ε, ήταν θεωρητικά Αίτιου. Όχι θεωρητικά, ήταν του 15 αγώνε τηλεφόρου, πολύ συχνά. Ακριβώ και έμενε να ητηθεί από τον Παναθυμιακό. Παρακαλώ και νομίζω ότι. Όπω και να έχει, το να χάνει από τον Παφρακικό, τον πολύ καλό Παφρακικό παρακαλώ, ε, ακόμη κι αν ε, ο Καπίνο, που είπα προηγουμένω, δεν είσαι καλημέρα, ακόμη κι αν ε, η ομάδα ακόμη δεν δερμένει, ακόμη κι αν η ομάδα κάνει κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει κάποιε φάσει. Ακόμη κι αν, ε, το να χάνει από τον Παφρακικό, νομίζω ότι είναι το γεγονό, α, να χάνει ο Παναφρακικό, δηλαδή από τον Παφρακικό στο γήπεδο του και μάλιστα με στο από σ' όλου Νομίζω ότι είναι. Ε, το νούμερο ένα. Ήδησε για αυτή την ιδανική. Ε, ε, και αλήθεια είναι τάσο πολύ ενδιαφέρον αυτό που επέλεξε να κάνεις και παρτί να το κάνεις κάθε Δευτέρα ε... και, μήπως, και μήπως το καθέρος έτσι σχετικά να πούμε κάτι διαφορετικό Όχι πολύ αυτό, καλό, καλό και πιστεύω πολύ ενδιαφέρον και για τον κόσμο ε... Ε... Ναι, Και αν έχουν και κάποια άγοψη κάποιοι φίλοι καλό είναι να σου στείλουν και κάποιο μήνυμα ναι, τα και μήνυμα τότε μπορεί να στέλνουν στο 5.4.1.60 Σπορ κενό αφήνετε γράφει ό,τι θέλετε και το στέλνω στο 5.4.1.60 Και θα το αναφέρω φωνής <σώ> σε σύ, καλύτερα σκάπει να κάνουμε καμιά αλλαγή, να έχουμε και, καμιά, και και λίγο πάγο, γιατί μόνο κάνει τίποτα. καλά, να καλά Λοιπόν αυτό αφιερωμένο στη Νίκη ζήτησε Metal, το επέλεξα, επέλεξα το Έντερ Σάπτμαν, ελπίζω να σε αρέσει Νίκη και σε λίγο επιστρέφουμε με πολύ Γιώργο Μαριμνόπουλος. Είμαι ο Νίκο Φραβέλο στη ρύθμιση των νύχων και μαζί με τον Γιώργο Μερνόπουλο, ο πασχισμότη του Γιώργου Μερνόπουλο στα μικρόφωνα. Μιλ, μερσή, κύριοι. Λέει η νίκη για την yeah. αφιέρωση του Σκάναμε, για το τραγούδι δηλαδή, το εντεσταλμένο του Δεν ξέρω αν σε ικανοποίησε η νίκη ή σε απλά ευγενική βέβαια. Εγώ, σαν παλιό και μεταλλάσσο, πλέον yes. όσο πέραν τα χρόνια, χάσαμε μαλλιά. Α πούμε ένα χαρά που απομείνανε, τι να κάνουμε. <laughs> και το banking, λέει. Θα θυμίσω μεταλλείο του Βουκουρεστίου. Χωρίς ανάσα, Renegade, όλα αυτά μαγαζιά στην Αθήνα για τους παλιούς Ακόμα και Dark Wave, New Wave στο Rebound στην πλατεία Αμερικής Ωραία oh, μαγαζιά Και ε. πάει λέγοντας Χαμόστρα, αυτά τι έχουν γίνει τώρα Αυτά πάει. ιδέα δεν έχουν Ήταν έχουν περάσει πολλά τα χρόνια Next Και πάει λέγοντας ε. Ε, ναι. Την επόμενη φορά στο επόμενο τραγούδι θα βάλουμε και λίγο Classic Metal Τι θα βάλουμε, ε. δηλαδή ε, Λίγο Sabbath, λίγο Maiden, ah. λίγο Judas Priest ah, Ωραία Mm. Όταν είμαστε σε αυτό το Ender Sandman και γενικά το Black Album με το Metallica, mm. ε, λίγο ας πούμε, ότι πούμε φύγει Φεύγει από την ώρα με Ναι, ναι, <laughs> ακριβώ. Μετά το Master of Puppets και τα λοιπά, το κείλεμα φυσικά το πόσο. Έχει πολύ τα κομμάτια το Black Album. Έχει, και... πολύ, έχει, έχει πολύ καλά κομμάτια, αλλά τον άλλο το άλλο. Αλλά μια και για το Metal. Τώρα εντάξει, δική μου παρουσία στην εκπομπή σου Βασίλη και σε ευχαριστώ από... Τι εδώ, για όλο τον κόσμο. Εντάξει, άλλο πριν από ναι, ναι. Ναι. Και πραγματικά, καθίσαμε κάτω παιδί, και τα λέγαμε τρει ώρε. Χωρί υπερβολή, εξαιρετική η κουβέντα και πολύ νεαρό. Παραπάνω, είναι, Παραπάνω είναι οι ώρε, αλλά απλά πέρασαν πέρασε η ώρα που σα ευχαριστώ <laughs> από την πρέτζη. <τρόπο laughs> <τρόπο. laughs> ε, το θέμα είναι ότι εντάξει, θα πιάνω με, από αυτά που θα λύσει των αθλητικών που είσαι γνώστης και έμπειρος Εμένα η σχέση μου Μπος, δεν είναι αθλητικό συντάκτη, οπότε είναι πιο επιφανειακή. Ε, ε, Α πιαστώ λοιπόν από το σκύλο του Βάη μια αποκλειστική τώρα ναι, θα πω. Μια ιστορία που δεν έχει ακουστεί ποτέ ούτε στην ελληνική τηλεόραση με την οποία συνεργάζομαι με την ΕΤ φυσικά που είμαι εργαζόμενος δηλαδή της ΕΡΤ γιατί απ' την ανοιχτή ούτε στο ραδιόφωνο Ήταν λοιπόν φίλες και φίλοι ένα, ένα παραμύθι θα σας πω και αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι Το καλοκαίρι που μας πέρασε σε, στα όμορφα παράλια του Ιωνίου ήτανε μια υπέρλαμπλη ξενοδοχική μονάδα που την επισκέφθηκε μια πανέμορφη πριγκίπισσα μια εξωτική χώρα. Και όλα αυτά που σα λέω με αφορμή το σκυλάκι τώρα του βάζεις έτσι. Η πανέμορφη πριγκίπισσα. Έτσι, μπορείτε να πείτε. Έτσι, έτσι, έτσι. <présent Take -atur> Η πανέμορφη πριγκίπισσα, λοιπόν, όπω θα έκανε κάθε ταπεινή πριγκίπισσα και κάθε ταπεινή γυναίκα αυτή τη χώρα, αλλά και των εξωτικών χωρών, παρήγγειλε ένα απλό, λιτό μπόνι φιλέ για το σκυλάκι τη. Επιτρόπου οι εργαζόμενοι μαγείρε όλοι και με δίσκου και με τα πάντα Με τα αναψυγχτικά του, με τα περαιτέφτου, για να πιει και κάτι η πριγκίπισσα την ώρα που το σκυλάκι θα έτρωχε το Μπομφιλέ, προσέτρεξαν και τίμασαν ένα εξαίσιο Μπομφιλέ. Το σκυλάκι όμω, μόλι αντίκρισε αυτό τον Μπομφιλέ, γύρισε τα μούτρα του και άρχισε να λιγάει από το βάρο τη απαγοήτευση. Τότε η πριγκίπισσα εξανέστη, έγινε ο κακό χαμό στο ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα α, τουλάχιστον για δύο μέρε όλο το προσωπικό από τον Κυπουρό από τον φύλακα, φύλακα, από τις μαγείρισες, από τους διψιονίες, από τις καθαρίστριες, να είναι προσοχή και με ανάπαυση. Διότι, αγαπητέ φίλε Βασίλη και αγαπητέ κύριοι και κύριοι, αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίον μας προορίζουν, η τρόικα και η αυτό, να αμοιβόμαστε με πέντε ευρώ τη μέρα mm. και ο κάθε ιδιώτης που διατηρεί μια εξοδοδοχική μονάδα να θέλει να μας κάνει να στήσουμε... Ε, τα πόδια μας ο έδαφος, <laughs> για την κάθε προκήπισσα εξωτικής χώρας που βρίσκεται στη χώρα μα. Εσείς αποφασίζετε αν αυτή είναι μια αληθινή ιστορία ή ένα <laughs> απλό παραμύθι που το διηγήθηκα μετά τις μία ερώτη νυχτά. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις υπέροντες λεπτομέρειες, διότι υπάρχουν και δικηγόροι έχουν τέτοια πράγματα και, και, όπου... και δεν είμαστε τώρα να, να μπλέκουμε παραπάνω. Ήδη έχουμε αρκετά μπλεξίματα με τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει όχι μόνο μετά την 11η Ιουνίου, αλλά και πριν αυτή την αποφράδα ημέρα και νύχτα τη 11η Ιουνίου, και έχει πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα χθε για τα ρεπορτάζ που έκανε και οι γυναίκε σε κάποιε περιπτώσει. Δηλαδή, ζωντανά ρεπορτάζ τα οποία ενόχλησαν και έκανε να κάνει ζωντανό όπω ας α μην τα θυμόμαστε καλύτερα, αυτά και κρεβριστώ παραπάνω όσον αφορά τώρα τι δικέ σας προσπάθειε εδώ των παιδιών που συνεχίζετε να αγωνίζεστε και να προσφέρετε ενημέρωση εσείς από την πλευρά σας αθλητική ενημέρωση αλλά και των υπολείπων παιδιών προσφέρουν πολιτισμό μην ξεχνάμε τι σημαίνει αυτό Έτσι. Ε, στους ανθρώπους που μας ακούν και είναι δίπλα μας ε, πρέπει να σου πω ένα μεγάλο μπράβο και πρέπει να σα πω ότι. Ένα yeah, ε... μπράβο, πρέπει να πείτε είναι αυτό. Σα ευχαριστώ. Θα, θα σα πω εσά ένα μεγάλο μπράβο. Δεν θα κάθσουμε τώρα να κάνουμε όλε τι κομπλιμάδε. Σταμάτα, εντάξει, δεν θα χαϊδευόμαστε. Άσε με να πω τα δικά μου. <laughs> θα σα πω ένα μεγάλο μπράβο, διότι είναι γεγονό ότι αν εσεί στην Αθήνα ε, λυγίζατε και δεν επιμένατε. πέραν των εξαιρέσεων που όλοι γνωρίζουμε και δεν θέλω ούτε καν να ασχοληθώ μαζί του. Ε, ε, δεν θα υπήρχε τίποτα. Δεν θα μπορούσε να στηριχθεί και η επαρχία, αν το θε και να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα της ενημέρωσης και της ανάδειξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της ανάδειξης της αλήθειας ε, άβαφτης αυτή τη φορά, γιατί φίλες και φίλοι η αλήθεια στην ΕΝΤ πριν ναι μην λέγαμε την αλήθεια, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι σε κάποιες σε κάποιες, κάποιες φορές Ορισμένοι παραπάνω, ορισμένοι λιγότερο. Έβαζαν λίγη παραπάνω πόδρα, φόραγαν ένα πιο όμορφο ταγέρ ή μια πιο όμορφη γραβάτα και την έλεγαν λίγο φτιασιδωμένη. Τώρα, με του συναδέλφου μου, ξαναγνωριζόμαστε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Κλείνω λοιπόν τη μικρή μου παρέθεση λέγοντα για να επιστρέψουμε στα αθλητικά. Mm -hmm. ε, είχαμε. πανηλιακό σήμερα από τα μέρη μου, έτσι. Πανηλιακό. Έχαμε πανηλιακό, δεν έπαιξε Πανελιακός, καλά. καλά. Είναι κακή εμφάνιση. Ναι. Καγκάτσις, αλλά έχει αναλάβει εκεί τα κουμπάντα, τα μέσα έξω. Έχουν μια εκδίκαση μια υπόθεση, αν δεν κάνω λάθο, για χρησιμοποίηση υποδοσφαιριστή που είχε ε, μαζέψει αρκετέ κεντρέ κάρτες από την, και... από την προηγούμενη χρονιά και χρησιμοποιήθηκε στον πρωταγωνισμό. Mm -hmm. ε, πήρε αναβολή αυτή η υπόθεση, και λέω για τον Παρλανικό, όχι διότι προέρχομαι ε, ε, από την περιοχή, από την Ηλία γιατί εγώ με όλε τι ομάδε τη Ιλία και με όλε τι ομάδε τη Ελλάδα που ε, στηρίζονται. Να παιδιά και το οφύχουν στο προσοντα. Εγώ βλέπω τσαντάκι Ατρόμητορύ. Τώρα αυτό δεν πέρα το πιστονα, διότι είμαι καρδαμένο μέλο του δικτυακού συμβουλίου τη Καρδάμα για το χωριό μου και από τα καβάσιλα είναι γυναίκα μου. Και τώρα με κάψε. Δηλαδή έδειξε ότι κάνει κομμάτι γυναίκα. Δεν τα λένε αυτά στον αέρα. Βασίλισμα, ενταχθεί. Είμαστε γυναίκα μου χαρά τον τάκι. Εντάξει, δεν έχει βγάλει για τα καρδιά μαζί γιατί μα λίγο έξω στα οικονομικά μα φέτο και δεν τα έχουμε καταφέρω. Δεν είναι τα κατηγορία τοπική είμαστε. Καλά, πάμε στον πρωτογύρο. Νίκε έχουμε. Όσον αφορά λοιπόν για να κλείσω αυτή την παρένθεση με τον Πανελιακό, γιατί ενδιαφέρεται πολλοί κόσμοι που έχουν πολύ φίλοι του Πανελιακού που κατάγονται από τον Ομόλυε αλλά και από όλε τι περιοχέ Ελλάδα ε, στην Αθήνα. Και υπάρχει και μάλιστα και κλαμπ ε, στην Αθήνα των φίλων του Πανελιακού. Ήταν μια άσχημη εμφάνιση, <Τι>... αλλά οι άνθρωποι τη ομάδα είναι αισιόδοξοι ότι θα δικαιωθούν τόσο συνεκτικά υπόθεση. <Τι... Θα το αυτό. Mm -hmm. Όσο η ομάδα θα έχει μια καλή πορεία και αν όλα πάνε καλά εκεί που ήταν στις αρχ... στις αρχές του καλοκαιριού να στην oh, κατηγορία ναι. έτσι δεν ξέρω αν θα παίξει το τοπικό ή στην Β' κατηγορία okay. ε, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι που έβαλαν πλάτη και φέτος αγωνίζεται στην δεύτερη τάξη εθνική κατηγορία της Ελλάδας και έχει βλέψεις γιατί όχι όπως και άλλες ομάδες για την άλλο εδώ. Σε με τρεις νίκες αγωνιστικές, έκανε την ίδια σήμερα Είναι γεγονό ότι η τελευταία νίκη έκανε ήταν λίγο τυχερή, αλλά έδειξε και ψυχή, διότι με 10 πέφτες για πολύ μεγάλο πρωτογέντια στο Κάτάφερε να σκοράρει στον 90 και ένα με Θέλω να αποκιάστο ομάδα Κρήτη διότι κρατάει από εκεί σκούφια μου, ε, η μάνα μου είναι από τι. Ε, θα ξέρει ο κόσμο, τώρα οι θα ξέρουν. Είναι ένα χωριό σκάφι δίπλα, ένα μικρό χωριό τσαγκαριάκο, η σε, υπαρχία σελίδων Χανιά. Α, χανιά, πολύ ωραία. Είναι πολύ θετικό να βλέπουμε Πλατανιά, να βλέπουμε εργοτέλη, να βλέπουμε όφη, να βλέπουμε δηλαδή ομάδες από την Κρήτη. Τρει ομάδε ε, στην Σούπερ Α, μπράβο, είναι Ένα νησί το οποίο. Δεν εκμάζει απαραίτητα οικονομικά. Έχει τουλάχιστον, βασίσει μεγάλο μέρο τη οικονομική του ενίσχυση στο νησί. Δηλαδή τη κρίση, στον τουρισμό και τα βγαίνει περίφημα. Και μην ξεχνάτε ότι πριν κάποια χρόνια, όταν εμεί ήμασταν και λίγο μικρότεροι, μόνο όφη ήταν αυτό που διαφήμιζε το κριτικό ποδόσφαιρο. Γιατί λέω κριτικό ποδόσφαιρο, διότι υπήρχαν και οι εποχέ οι οποίε πρέπει να επανέλθουν σε όλη την Ελλάδα, που στηριζόντουσαν οι ομάδε στου Έλληνε ποδοσφαιριστέ. Και ε, φίλοι μου, πιστέψτε με και οι φίλοι μου που μετρήσουν προσωπικά, χωρί καμία μα καμία απολύτω ρατσιστική διάθεση, μακριά από εμά πια πράγματα, είναι αν είναι δυνατόν δηλαδή, είναι γεγονό ότι οι ομάδε οι τοπικέ πρέπει να στηρίζουν και τα παιδιά του χωριού ε. τη πόλη ε. να τα αναδεικνύουν. Φυσικά να χρησιμοποιούν και ταλέντα που έρχονται από το εξωτερικό και να, να του προσφέρουν και μια θέση εργασία ε, όταν είναι, αυτό, ε, είναι καλοί παίχτε και καλοί αυτό που κάνουν. Αλλά. Ε, πρέπει να συνεχίσουν να επενδύσουν στι Ακαδημίες κάτω 19 και να έχουμε αυτή την ανάπτυξη να βγουν επέξω τα συνεχόμενα με την κοινή ομάδα αύριο. Την κοινή μα ομάδα που φαντάζομαι θα έχει ασχοληθεί ήδη. <Συσκάς> ναι, έχω ασχοληθεί. Ήμουν πριν στο ρεπορτάζ και δεν πρόλαβα να ακούσω από την αρχή που κληρώθηκε με την Ρωμανία. Σωστό. Για να προχωρήσει που θα προχωρήσει, πιστεύω. Αν και. Το κακό με τον Έλληνα, κάμια φορά, είναι όταν νιώθεις σε φαβορή, ναι. με την πατήσεις ε, σαν φαβορή. θεωρώ ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν νιώθουμε στο απόλυτο το απόλυτο φαβορή. Ξέρουμε ότι ενδεχομένω να έχουμε ελαφρώς το πάνω χέρι απέναντι στους yeah. πιο άπειρου Ρουμάνους. Αναγνωρίζουμε όμω ότι είναι μια δύσκολη κλίση για την Γερμανία. Είχαμε εξαιρετική πορεία στα πραγματικά. Και μην ξεχνάμε ότι και η ιστορία δεν είναι σώνη και καλά με το μέρο μα. Μοιρασμένα είναι τα στατιστικά, δεν κάνω τεράστιο λάθο. Ναι, νομίζω ότι είναι στατιστικά. Στα επίσημα παιχνίδια, στα φιλικά είναι μοιρασμένα. Σε επίσημα παιχνίδια μα έχουν οι Ρουμάνοι. Τρει νίκε και τρία ματισόπαλα. Μάλιστα. Ε, στα συνολικά νομίζω είναι 8-7 ε, νίκε. τόσο α, πρέπει α, είναι α, πω, τάχο, και εξωπαλίε. Νομίζω, δεν είμαι και βέβαιο και για να μην το για ειδικρινά δηλαδή, δεν το παίζω ειδικ φιλε Είμαστε στο Υπορτάζ, άκουσα το και το δηλαδή οίξω τη να το βλέπετε έτσι, έρτω Δεν ξεκινάμαστε, όσοι δεν το βλέπετε από τι δεκτεσα <Το> και εκεί ε, άκουσα ένα σταθετικό στοιχείο που προσπάθεια να το συγκρατήσω ερχόμενο προσωδό, νομίζω ότι είναι τόσο επίσημα και φιλικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πράγματι τη συμφόρημα τη Βασίλη δεν νιώθημα πολύ του πολύ το φαγό. Για μένα ίσω είναι καλό. Το ότι παίζουμε το πρώτο παιχνίδι μέσα στην έδρα μα. Εγώ το θεωρώ κάποιο το κακό. Ναι. Λένε να πάω πρώτα. Έχει την άψη μου που γέννηση με ποσό και μετά προηγούμενο ιστορία. Καλό να πέξουμε το πρώτο παιχνίδι μέσα στην έδρα μα. Η εθνική Ελλάδα είναι κανένα να πάει εντό στο πρώτο παιχνίδι και να ε, παίξει όπω με τη βοσμία mm -hmm. που χάσαμε με κατεβασμένα χέρια. Ναι, ναι, ναι, ναι. να του μετρήσουμε μέσα στην έδρα μα. Μπορούμε να πάμε και τσούκο και να δούμε κανένα μηδέν και να είμαστε φοβερά επικίνδυνα να μα έχουμε μετρήσει κανονικά. Εκτό έδρας μετά, θα μου με την Βοσνία, πρώτα μέσα είχαμε παίξει. Αλλά ήταν διαφορετικά. Μιλάμε για όμιλο. Μιλάμε για όμιλο. Λε ότι μπορεί να νικήσω μετά κάποιον αλλαγό, έχει μια πιθανότητα από αυτό. αυτό που είπε και ο Γιάννη, ότι με του Ουκρανού τα μπαρά πάλι, είχαμε να δεχτήσω πάλι 0-0 Πολλοί του αριστεράκια και κυβέρνησαν ένα 0,000. Μάση τη βρήσιμο, για να θυμόμαστε κιόλα, τη βρήσιμο είχε εισπράξει τότε τόσο ο όσο και ποδοσεριστέ για την εμφάνισή τους μέσα στην έδρα μας και πήγαμε μετά και η με τον κόλος Αραπικίδη αν δεν κάνω λάθος ήταν τότε βάλαμε το μετέν ένα... το ε, μεσικοκρανία ναι, ναι, με την παλιά τους τιμάσεις, ο εντός έδρας που προηγήθηκε ότι έτσι που πάμε, που θα πάμε, θα μας διαλύσουν, θα μας κατατρέψουν και τελικά... Είμαστε, έχουμε μονίμως αυτή τη Έχουμε αυτό ο κατένος ο φίλος τώρα που αναφέρει και σκληρή ομάδα με καλύτερη φυσική ελπίδε. Να, μια αρνητική... Ναι, μια αρνητική. μια ενδική. Ότι έχουμε λίγε ελπίδε. Εγώ δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι ε, είναι σκληρή η ομάδα του οι Ρουμάνοι, είμαστε σκληροί κι εμεί. Ε... Θα πω στο φιλάπρακτή που μα έγραψε. Ναι. Ότι είναι καλή εποχή που θα παίξουμε τα μπαράζε για του Έλληνε ποδοσφαιριστέ. Είναι μια καλή εποχή που ποδοσφαιρι... δεν είναι καλύτερη, αλλά είναι μια εποχή στην οποία οι ποδοσφαιριστέ, οι ε, οποίοι α πούμε, μέσα του Ολυμπιακού και του Πακ παραδείγματο χάρη έχουν παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουνε παίξει παιχνίδια προασθλίδι μας όπως και άλλοι ποδοίς φρήστες. Αλλά λέω και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ότι έχει σημασία και η, η... η... Λεγιονάρη ναι, Διότι έχουνε κάποιες παραστάσεις, δίνουνε λίγο παραπάνω βάση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια okay. Και έχουνε ένα φορμάρισμα, όχι φορμάρισμα, έχουν μπει στο ρυθμό τους τέλο πάντων αυτή την εποχή, ίσως μετά την άλλη εποχή να είχαν διαφορετική άποψη και... Το δυνατό κομμάτι σε αντίθεση με εμάς δηλαδή των Ρουμάνων είναι ότι βασίζονται κυρίω από τους του κορμού της Καύβα Κουρεστήρ. Δηλαδή δεν έχουν πολλούς φαιριστές στην εθνική της ομάδα απαγώνησης του εξωτερικού. Βέβαια υπάρχει ο Λάζαρ του ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Τόρζι της Ισπανιόλ και ο επιθετικός αυτός ο οποίος είναι το όνομα Μάρικα ή Μαρικά τον λένε άλλοι, ο ναι. οποίος αγωνίζεται στη Γετάφε. Κυρίως όμως ε, ε, αποτελούνται από τον κορμό της Θεάου Αποκουρεστίου Σαντίθεση με εμά που έχουμε ποδοσφαίστες ε, σε πολλές ομάδες της δηλαδή, Ευρώπης και στο εξωτερικό Και στην Ελλάδα βεβαίως δηλαδή, δηλαδή. okay. so, ναι, Συμφωνώ είναι να μετρήσουμε λοιπόν πρέπει να διαβάσουμε καλά τη Θεάουα <συσκλώσεις> Ναι <συσκλώσεις> Και να, να κλείσουμε τα τρία του και να διαβάσουμε καλά τη Θεάουα Να δούμε πως παίζει και να δούμε Επίστευα ότι ο Σάντως τώρα είναι γάτα ο άνθρωπος στην διαχείριση και στο διάβασμα κάποιων ματ. Uh, ε, φυσικά όλοι μπορούμε να έχουμε κάποιε ενδιασμού και κάποιε διαφωνίε για, για οτιδήποτε μπορεί να αποφασιστεί μέσα σε αγώνα. Αλλά α πάψουμε επιτέλου να είμαστε και όλοι οι προπονητέ. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον ομοσπονδιακό μα προπονητή. Ακόμα και αν μα διαψεύσει, έχω εμπιστοσύνη. Mm. Θεωρώ ότι ήταν καλή επιλογή όταν έγινε αυτή η στην επιλογή μας... για τον Σάντο και θεωρώ ότι έχουμε... Αποτελεγμένα ήταν καλή επιλογή στο κάτω κάτω μας έδωσε για την πρόκληση της δελκήφας του προηγούμενου γύρω και τα πήγαμε και πολύ καλά, πολύ καλά Βιστεύω, τα πήγαμε. και πολύ καλά τα πήγαμε πολύ. θεωρώ ότι είμαστε ειδική προσωπική άποψη Φίλε και φίλοι για βασίλαινε ότι είμαστε 60-40 υπέρ, υπέρ, υπέρ, υπέρ μας μακάρι, 60 μακάρι να αποδειχθεί αυτό και στην πράξη στο κήπεδο λοιπόν 5-41-60 Στέλντε τα μηνύματά σας αλφα πικενό, και δωσόντες το 54160 λέει αυτό που είπε προηγουμένως πολλοί τα ακούσανε, λίγοι το κατάλαβαν σήμερα ακούμε την προπαγάνδα και πληρώνουμε 50 ευρώ γιατί τα τέσσερα ήταν πολλά λέει ο Γιώργος Ο, ο Γιώργης είναι από το Αγρίνιο, είναι δυτικό ελλαδίτης είμαστε και στην ίδια περιφέρεια, γι' αυτό με πιασα <laughs> αλλά Γιώργο να σου πω τώρα πιστεύω ότι πολλοί το καταλάβανε γιατί θεωρώ ότι οι ακροατές ε, της ελληνικής ραδιοφωνία. Ε, ακούνε ελληνική ραδιοφωνία και βλέπουν ελληνική ραδιοφωνία και την ελληνική τηλεόραση, νέα ελληνική τηλεόραση, την ΕΤ δηλαδή, όπω ακούμε, ναι. αλλά και ναι. την εταιρεία. Διότι, διότι είναι, είναι ψαγμένοι. Ναι. Δηλαδή ε, είναι αισθητοποιημένοι. Μπορεί να χάσαμε κάποιου και μέσα από εδώ να χάσαμε κάποιου, αλλά κερδίσαμε πολύ περισσότερου. Και κερδίσαμε. Πρόβλημα. Είναι συνειδητοποιημένοι. Και εγώ θεωρώ ότι κερδίσαν και πολλέ φιλίε μέσα εδώ. Αναπτύχθηκαν πραγματικά πολλέ φιλίε, διότι ήταν και μεγάλο ευκαιρία τη για να το κάνουμε. Και για παράδειγμα, και ότι γνώρισα εγώ ήσασταν από κοντά. Ε, αυτό, η ε, αφορμή ε, ή η αιτία, αν θέλει, δεν ξέρω, στάθηκε ε, το κλείσιμο τη ΣΕΠ. Το μαύρο βέβαιο, το οποίο φυσικά δεν ήταν. ήταν. και συνεχίζουμε. Α, με... Ακόμα και αν γνωριζόμασταν φατσικά, ξαναγνωριστήκαμε και ακόμα και με ανθρώπου που του γνωρίζαμε πριν και νομίζαμε του ξέρουμε. Ξαναγνωριστικά και με αυτού. Ναι. Και πλέον για έχει... και... να πω να επιστρέψει. ότι προσπαθώ και... να αποφύγω μένα αυτά που λέω και προσπαθώ να αποφύγω στα και, και πίκρε ναι. που μου έχουν αφήσει κάποιε συγέσει μου Λίμποτε. και με κάποιου άλλου αν Όχι, δεν έχω. Δεν του θεωρώ να Δεν θεωρώ ότι, έκανα... ε, ότι... <σχυρσαν> μου χρυσάμε τίποτα, πολύ του τίποτα δεν μου χρυστάνε. Ούτε σε μένα του σε κανένα. Αν χωρί σε κάποιον, είναι στον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικό λόγο με το ιστορικό του κάθε μήνα μέσα από το ρογραφιασμού Βέλει πλήρων τον αγόρι του για να του λένε την αλήθεια. Και δεν πλήρωνε, γιατί πάλι φίλε και φίλοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι με τον όβολό σα πληρώνετε την, το διαφημιστικό έξοδο ενό προϊόντος που αγοράζετε από το supermarket και είναι πολύ περισσότερα τα έξοδα για να βλέπετε τα ιδιωτικά κανάλια. Έτσι. Και να ξέρετε φυσικά και το Τα υπάρχοντα... χρήματα που δεν αποδίδουν τα ιδιωτικά κανάλια. Και όλα αυτά πενίδω. τα εκατομμύρια, τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν έχουν αποδώσει σε χρόνια τα ιδιωτικά κανάλια, ε, με έμεσου ή άμεσου φόρου περνάνε στη δική σα ΣΕΠ και τα πληρώνετε εσεί. Ξέρω, ξέρω ότι πληρώνετε 4 ευρώ, όχι 4-3 ευρώ, γιατί το 1 ευρώ πήγαινε για την κομπίνα με τα φωτοβολταϊκά. Ουσιαστικά <laughs> πληρώνετε 3 ευρώ για να ακούτε την αλήθεια. Εμεί αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να πληρώνετε του άλλου, γιατί ξανάρθε ο λογαριασμό μέσα. Για να ακούτε εμά όμω. <laughs> ε, δεν κρατάει. <laughs> Εμεί θα συνεχίσουμε. Έτσι και εμεί φίλε από το Αγρίνιο, επειδή έχουμε και καλλιέργει εκεί στην Ελλάδα, Έτσι, έχουμε πατάτε, έχουμε καρπόζ, έχουμε τα πάντα, α βάλουμε και πατάτε αμάνε. Ο πατέραφλο. Ο Θεφερό σου έχει γειροστάσει όπου θα δίνει όρο μου πάνω η κρέα μετά και θα τρέχω, έτσι. Μην τα λε, μην τα λε. Ναι, αλλήχο φαγητό έχει παραγίει Το λουλάνια. Αυτό είναι γεγονό. Αυτό είναι και γεγονό και θα το κάνω το χαρατήριε, θα το κάνω το χαρατήριο για τον αγάπη από τι να τον κάνω και αυτό Λοιπόν. Να πω μια δισούλα, όχι δισούλα, ε, τα μπεσούλα. Αυτή τη ο Λάζαρ παίζει στον Πάοκ. Ναι. Ε, ο Πάοκ έχει ε, πέντε διεθνείς, Έχει τον Τζαβέλα, τον Τζιόλι, τον Νίνι, τον Σαρμπεκίδη και τον Κασουράνη. Ε, και έχει ξεσπάσει ένα μήνυμο φίλη θεωρητικά στον Πάοκ. Ε, Αστείωμενο το λέω. Είμαι πράγματι λυπημένο, είπε ο Λάζαρ, στην επίσημη σελίδα του Πάοκ. Και οι δύο μας ήθελαν να πάνε στο Μουντιάλ. Αφού τα πράγματα έρθαν έτσι, όμω ο καθένα μας θα κάνει το καλύτερο για την ομάδα του. Το απαντά στον Ελλήνων είναι λέει, η εμπειρία, η καλή τακτική και η ομογένεια του γκρουπ. Νομίζω ότι είναι μια αναμέτρηση 50-50 και θα φανεί εκείνε τι μέρε ότι θα εκμεταλλευτεί τα πλέον εκτήματά του. Ε, και λέει για του ε, συμπέκτε του: Θα προσπαθήσουν να με εκνευρίσουνε και εγώ με μόνο μου, ενώ και είναι, είναι πολλοί. Και εγώ όμω θα κάνω τα πάντα για να του δήλωσε γελώντα. Και την άλλη, είχαμε την, τον αντίλογο. Θα του τα νεύρα. Ε, ναι, χάθηκα τώρα. Η ε, υποτζιόλη είναι στα μέτρα μα, πάντω και θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σοβαρά. Ο Νίλ είπε να προσέχει ο Κωστίν κατά Είναι πολύ καλό παίκτη και δεν τον θέλω αντίπαλο. Τον προειδέασε δηλαδή για το τι επακολουθεί στην προπόνηση. Και ο Σορμπήκη είπε: Μέρε του κάνουμε πλάκα του Κωστίν, αλλά τώρα να προσέχει. Και εκείνο θέλει να πάει στο Μουντιάλ και είναι κρίμα που θα παίξει εναντίον μα. Είμαστε περισσότεροι και θα τον σπάσουμε στον ξύλο. Ένας, είναι ένα πνεύμα που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ συμπαικτών στι ανακοινώσει. Ένα πνεύμα που δείχνει φιλικέ διαθέσει, μακριά από ε, κολλήματα και τσαμπουκάδε. Yeah, και yeah. πολλοί, οι, οι τοποθετήσει αυτέ είναι για να, ε, να μην ανεβαίνει και πολύ η θερμοκρασία του αίματο. Ε, δεν πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό από του υποδοσιαστέ. Άλλωστε, είναι φίλοι και μέσα στο γήπεδο, ε, και έξω από αυτό, όταν παίζουν στην ίδια ομάδα. Ε, και, αλλά θα τον στεναχωρήσουμε πιστεύω <laughs> πιστεύω, <laughs> ναι, πιστεύω ότι μακάρι, πιστεύω μακάρι. ότι οι και οι υπόλοιποι Έλληνε θα τον στεναχωρήσουν αν είναι ακόμα μήνυμα πάμε ρε, ρε ασπορ, λέει, 13 ενώ οι Ρουμάνοι πανηγύριζαν η αλήθεια είναι, για την κληρώση ε, Υπήρχανε δηλαδή Και δηλαδή ε, δηλαδή. ε, λογικό δεν είναι ναι. Δεν είναι λογικό ε, Ναι ε, Αν βάλεις τώρα ότι είμαστε στους χειρούς Όλοι, όλοι ε, Τώρα το ξέρουμε όλοι αυτό mm -hmm. Όλοι μα θέλανε <στά> Ναι Από τον κλοντοδικό μας Φωθώ. έτσι Φωθώ. Όλοι μα θέλανε Λοιπόν ε, ε, ε, ε, Ακόμα και η Ισλανδία να πέφτε με εμάς Ναι πάλι, να πάλι εμάς ε, Θα πανηγύριζε Θα έλεγε ωραία έχω μία ελπίδα. Όμω αυτό το πανηγύρι... Είναι και ο Κράμερ το γκρουπ των Ισχυρών, δηλαδή. Κοίταξε με την Ελλάδα, έχουν ένα θέμα, ρε παιδί μου. Δεν, δεν υπάρχει, δεν ξέρω γιατί. ίσως μην ξεχνάμε και τη συμπεριφορά των ξένων μέσων μαζική ενημέρωση όταν κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό κύπελο. Απαξίωση τη κατάρτιση αυτού από τη δική μα ομάδα. Έχουν μια νοοτροπία, την οπ... δηλαδή μέσα από του δικού σχολιαστέ και του ανθρώπου τη δημοσιογραφία του ότι εμεί είχαμε απλά μια φορά τυχαία πορεία που. Η πορεία μα επαναλήφθηκε όχι στον ίδιο βαθμό. Πόλει μα έχουν δηλαδή. Μα έχουν δηλαδή, θεωρούν ας πούμε, ότι η Κρανοί, οι, οι Φερρυπίνοι είναι καλύτερη ομάδα από εμά. Ναι. Θεωρούν οι Τούρκοι που δεν μπόρεσαν κα... καν να περάσουν είναι καλύτερη ομάδα από μας. Έχουν το έχω προσέξει και με φίλου μου που πελά από το εξωτερικό. Έχουν μια τέτοια οτροπία ότι εντάξει, μωρέ ή ήταν τυχαίροι, ή ήταν τυχαίροι, ή ήταν τυχαίροι. Δηλαδή δεν πειράζει. Α πανηγυρίζουν. Αυτό πιστεύω ότι μα συμφέρει. Είναι βολικό για εμά και θα αποδείχθει και στο κηπέδο. Ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, διότι και η Ελλάδα είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλή τακτική. Αυτό που είπε ο Κωνσταντιντάζα ε, βασίζεται στην ομογενειά τη και είναι γεγονό αυτό και στην καλή της άμυνα. Λοιπόν, άλλα μηνύματα για Χρησα Χρυσή Ισοφρονά. Ε, μια κοπέλα. Η Χρησα. Η Χρυσή. <laughs> <Ού, βρε. laughs> η Χρυσή, <laughs> <Χρύσα, laughs> από, από, από το ραδιό, <laughs> μέχρι να σε δούμε και λίγο. και αύριο από κοντά. Cùng... λοιπόν που <Teraz ovaries> θα φύγω να πάω στο χωριό. Εντάξει, Χρυσά. Να είναι καλά, η Χρυσά είναι μια φίλη η οποία αγωνίζεται όλο αυτό τον καιρό μαζί με του εργαζόμενου τη ΣΕΡΤ. Εργάζεται. Εργάζεται, μιλάμε με μια φωτογραφική μηχανή, με mm, αναρτήσει στο διαδίκτυο, μέσα κοινωνική δικτύωση. Επικοινωνεί αυτό που γίνεται εδώ πέρα ε και ε ε Ακριβώ αυτό. Συνολικά επικοινωνεί αυτό που γίνεται εδώ, ε, λέγοντα ε, την αλήθεια και την ευχαριστούμε, και ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι χρειάζεται να ε, το επικοινωνήσουμε αυτό που σημαίνει εδώ στην Ελλάδα, και με ακόμη, ακόμη και ευρία κλειά. και το από πάνω μιλάει. Λοιπόν, αγαπητοί. την ΕΡΤ και έρα ήταν. Ε, μαζί μου στον ωκεανό, με φορτούνες ε, και ε, μπονάτσες Λέει, ο Γιώργος προφανώς ναυτικός λοιπόν, γιώργος γιώργο, γιώργο, να, ε, Μπορούμε να διαλέξουμε ένα τραγούδι, ό,τι θέλουμε Ναι, ό,τι θες, ναι, ε, ε, δηλαδήμα έχουμε, metal, metal, ε, έχουμε ναι. θέλω να διαλέξουμε ένα τραγούδι, να το ναι. φτιάξουμε στον Γιώργο Γιατί τώρα με, ναι. με συγκίνησε λίγο Λοιπόν, να το πω στον αέρα, θα, το να το πω ναι. Θέλω να μου βάλει Ποί, καβαδία την εζυμεδάλδα Να ακούσει, γιατί ε, ο ναυτικό. Γιατί ναι. εντάξει έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία ανθρώπους ε, που, έχουν, που Και ταξιδεύουν Και ο Νίκο το... Καβαδίας ε, ήταν ναυτικός ε... Θα έχει γράψει... θα πολλά, έχει... πολλά, πολλή... ναι, πο, πολλά τα θα... οποία μετά με τον... Ο Θάνος ο Μικρού, ο Τσικός... Με φανταστική, φανταστική μουσική έτσι, και ερμηνείε από πάρα πολλού καλλιτέχνε, πιο γνωστό ίσω ο Κούτρας αλλά και άλλα παιδιά που έχουν τραγουδίσει ο Παπα-Κωνσταντίνο, ο Αντωνόπολο, ο Νταλάντα, πάρα πολύ. Μην, τώρα μην αρχίσω και ξεχάσω, θα λησμονήσω πολλού και, και δεν κάνει αυτό. Αλλά μια και είδα αυτό το μήνυμα, ε, πράγματι ε, μα ακούγανε μεσοπέλαγα, μα ακούγανε στου ωκεανού, μα ακούγανε στα ανοιχτά τη Κίνα, στα ανοιχτά των Ινδιών, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στα ραδιόφωνα και στα. Στις, ε, όπου είχαμε τηλεόραση και δαδιόφωνο και κτίριο της ΕΡΤ Πιο συγκυρμένοι από εμάς Κύριε Συγκλωριστικό να σε από εμάς Σε ακούει στην Αλίακτη του κόσμου πραγματικά Για να καταλάβουμε τη συγκίνηση της Λοιπόν Γιώργο η αφιερωσή σου είναι έτοιμη Πολύ ωραία Για πειρατική πλέξιδα, κι αλλαργά μα το σκοτεινό λιμάνι που τα μπε. money Το μελοποιημένο ποίημα από τον Γιάννη Κούτρα Ο, στην ο Γιάννης Κούτρα θερμηνία, ναι, ναι, ναι. Θερμηνία, σωστό Στάθηκε για κάποια χρόνια, αλλά επέστρεψε δυναμικός και τρομη. Πολύ καλός Πολύ καλός, ναι, τρομερή φωνή ε, Και Γιώργο ήταν σε εσένα Λοιπόν, θα απαντήσει την ανανέωση Να δούμε αν είχε έρθει κάποιο μήνυμα ε, Να είστε όλοι καλά, λέει, στην ΕΡΤ Για πάντα ΕΡΤ Καψί Λέω ο Γιώργος Καλό, καλό, καλό. Έχουμε φτάσει στου Γιώργιου. Είμαστε βαράνι άκοπα. Ακούσαν οι Γιώργοι ότι ήθελε, φώναξε Γιώργη στο στούντιο και πέσανε όλοι Γιώργοι. Γιώργο Μανινόπουλο, το έω παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, με συγχωρείτε για το πείσιμο. Ο Παναγιώτη ιατρήτη είναι πλέον στη ρύμιση των νύχων. Ο Νίχο Φαδέλο ήταν μαζί μας μέχρι πριν από λίγο. Ήταν ένα ευχαριστούμε πολύ, όπω ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη. Λοιπόν, έχουμε και κάποιε άλλες δηλώσει. Ο Γκοϊάν, το Αστέρα Τρίπολης λέει για την Ελλάδα ότι μπορούμε να νικήσουμε. Είναι ένα πιο βαθύ αντίπαλο στην Πορτογαλία και την Κροατία. Όλοι στη Ρουμανία ήθελαν για την πρώτη ελληνική ομάδα. Θα γίνουν δύο πολύ δυνατοί αγώνες, Θα δώσουμε τη μάχη μα. Έχει πει λοιπόν και ο αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης, Ένα ακόμη παίχτη που. Τι φωτογραφία βλέπω θα έχεις δες, εδώ έχει μπροστά Για δέστε εδώ Το κοντοχωριανό μου. Κοντοχωριανό. Ε, ναι, από κάτω, από το νομό ε, Επισκέπτεται, ναι, συνε, πολύ συχνά Πολύ συχνά είναι, σε, βρίσκεται στον Ομό Ο Γιώργος Καραγκούνες Ένας παίχτης ο οποίος Ακόμα και σε μεγάλη ηλικία Για ποδοσυριστή, συνεχίζει να αγωνίζεται ε, με πάθο, όπω βλέπουμε. Και σε ένα από τα κορυφαία το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Πέρι Σωστά. Και έχει δήλωση κάποια σχετική, την έχει τη φωτογραφία είναι Η φούλα, για Η εβδομάδα στην οποία ανήκει, με το που έγινε γνωστή η κλήρωση, πώ θα ρε στο Twitter. Ο Γιώργος Αραγκούνη και η Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν τη Ρουμανία στα μπαράζ. Καλή τύχη, παιδιά. Και για να το πω και στα αγγλικά, δεν το έχω τώρα μπροστά μου. Good luck, boys, έλεγε χαρακτηριστικά το. Ε, το μήνυμα ε... στο Twitter από πλευράς της επίσημης, Φούλα. Ε, και μπράβο, τους ευχαριστούμε. Ωραία, να πολύ γράψουμε, ωραία, αγαπώ να... δηλαδή τον Γιώργο Καρακούνι. Πολύ ωραία. Και μέσα στο Twitter επικοινώνησε και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Αριστερός Μπακ της Εθνικής μας Ομάδας, ο Χωσέμπο Χολέμπας, ε, το γράφεσε κι αυτό στα αγγλικά. Now we got it. It's Romania. No disrespect. respect. Δηλαδή, και τώρα την έχουμε λέει τη Ρουμάνια, με όλο το σεβασμό. Okay. Uh, είπε στο Twitter και αυτός δηλαδή είναι, αισιόδοξο. αισιόδοξος uh, φαίνεται. Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι γεγονό ότι χάρηκαν και δύο. Mm -hmm. Έτσι, χάρηκαν και Ρουμάνη, χάρηκαν και εμείς. Mm -hmm. Το θέμα, όπως είπα και πριν, είναι αυτό που είπε και ο Λαζάρα, αν δεν κάνω λάθος με ναι. διάβαση πριν την του, που είπε ότι έχουμε περισσότερη εμπειρία σαν ομάδα, και εμπειρία mm. σε τέτοιου είδου παιχνίδια υψηλό επίπεδο. Πιστεύω, ε, για ακόμη μια φορά να διοθούμε διότι θα είναι πράγματι κρίμα να δούμε μια μεγάλη διοργάνωση και στη θέση τη Εθνική Ελλάδα ναι, ναι, να ναι. δούμε τη Ρωμαϊία. Τώρα, να, να μην αστεί. Αστεί. με πένα. Με τον ποπέσκου βέβαια. Παλιό προσφορέ τη Γερμανία Παλέμα, και καποπέσκου λέει, αν δεν πέρασε και την Ελλάδα δεν θα παίρνουν. Μου δίμισε τώρα το ποπέσκο. Κοιτάξτε, υπήρχαν εποχέ παλιά που για τη Ρωμαϊία ήμασταν ανέκδοτο Εντάξει, Γιώργε και Χάζηγκ. Και κουβεντιάζουμε. Έμασταν δηλαδή εντάξει, μα είχαμε για την πλάκα του και οι παλίοι υποδοσφυρεστές έχουν δικαιώμα να επικαλούνται ότι θέλουν. Έχουν όμως χάσει τη ροή τη ιστορίας. Σωστό. Έτσι βρίσκονται εκτός καθημερινότητας και πραγματικότητας. Ναι, και πώς μεγαλώνει ο Γιωγανός όσο στη 2020. Το λέω τώρα με μια δόση ε, ηρωνίας <σχει> γιατί φυσικά και ξέρουν τι γίνεται αλλά προσπαθούν αυτοί να εξετάρουν τα αισθήματα στον... Τον τζαμποκά των ποδοσφαιριστών του. Είναι μεγάλη υπόθεση για ένα νέο ποδοσφαιριστή, να ακούει έναν παλέμαχο άσο να λέει Μη μασάτε παιδιά και εντάξει του έχουμε και τα λοιπά. Πάμε, δεν έχουν να μα πούνε τίποτα. Αυτό το να κάνουν. Προβοκάρουν με την καλή έννοια τη χώρα του υποστηρίζουν. Τη σημαία του. Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι. Αν έπαιζε, α πούμε, Ελλάδα-Γαλλία, θα σου έλεγα ότι. Εντάξει, αν δεν περνάγαμε, δεν θα κάνε. Καμία αίσθηση ιδιαίτερη, εκτός Ελλάδος, σωστό. το ότι πέρασε η Γαλλία, ας πούμε, προς... το ανάποθα γινόταν. Uh -huh. Στο Ελλάδα-Ρουμανία, αυτός που ακούει το ζευγάρι, την Ελλάδα περιμένει yeah. για να προκληθεί. Yeah. Αυτή περιμένει ότι θα ακούσει πως θα βρίσκεται στα τελικά τη διοργάνωσης. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και πρέπει και να το, αναλογισ... να το αναλογιστούμε χωρίς να αγωθούμε, yeah. παραλαμβάνω και να παίξουμε την μπάλα που ξέρουμε. Μπορεί φίλε και οι φίλοι να μην αρέσει σε πολλέ από εσά η μπάλα που ξέρουμε. Αυτή είναι η μπάλα που ξέρουμε. Αυτή είναι η <αποστάσεις> που έχουμε. Είναι παίχτε με ψυχή, παίχτε με φυσική κατάσταση, κατάσταση, όταν φυσικά αυτή παρέχεται και από του ομάδε του από του συλλόγου. Ε, είναι παίχτε που έχουν αποδείξει ότι έχουν ψυχή και τσαγανό. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες, δεν είμαστε Ρονάλντο, Ριβάλντο και τα λοιπά δεν τα λοιπά Ναι, ναι, ε, ε, ο Ζήλ, ο είμαστε Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, είμαστε σκληροτράχηλοι αμυντικά, πάντα ήμασταν ε, πλέον πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει λύσει τα τελευταία χρόνια και το επιθετικό τη πρόβλημα. Mm. Δηλαδή, έχει καλού επιθετικούς και τα νιάρια, δε... ε, Γιατί αυτό έχει πει ο δεν έχει πρόβλημα να mm. ε, Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ήταν έβρεχη νιάρια κατά το mm. ε, mm. τους ομπρέλα. Ναι, για του κλασικού συντερφόρου, δηλαδή. Ε, ε, Εκτό αυτού, ναι, ευχαριστώ πολύ, θα θέλαμε να σα πει όλα. Mm. Πριν παραδείγματο, λέω. Θα καλά, το, τώρα πλέον. Έξι, ναι, δε... ναι, εντάξει, εντάξει. έλα, μην είσαι τώρα και εσύ τελείω. Mm. Ναι, Καλά είναι ακόμα. Ναι, καταλαβαίνω όμω το λε. Θα θέλαμε, ας πούμε, ένα παίχτη που να μπει μέσα mm. και να μοιράσει πέντε μπαλιές καρφί, Αυτό Θα ένα καραπιάλι εγώ πιστεύω. Oh. Ε, ένα, yeah. Ναι, θυμί, ναι, ναι, ναι, τι γίνεται να τι μου θυμίζεις Θα τώρα που είμαι μεγαλύτερο από σένα. Θα θέλαμε ένα καραπιάλι. Όταν λοιπόν η Εθνική Ελλάδας παίζαμε και λέγαμε τι ταλεντάρα, ταλεντάρες yeah. έχουμε, yeah. έτσι, μέσα στην ομάδα μας, δεν είχαμε ομάδα. Σου Πήγαμε με μία μύτη μέχρι την κορυφή στην Αμερική, <laughs> Και ακόμα μαζεύουμε γκολ. <laughs> δηλαδή είχαμε ομάδα, είχαμε παιχταράδες και ομάδα δεν είχαμε, δεν μπορούσαμε να περάσουμε σε, σε, σε, σε τελική φάση διοργάνωσης. Σωστός, με, με παιχταράδες. Για μένα η ιστορία γράφει, αυ, γράφει φυσικά και ανα, α, αναδεικνύει τις προσπάθειες των παλέμαχων και των αστέρων του παρελθόντος αλλά στην ιστορία, μετά από 50 χρόνια, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να μην εκτιμήσουμε και να μην εκθιάσουμε την προσπάθεια που κατέβαλε η Εθνική Ελλάδα που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό. <Τοί> <Τοί> είναι αξιομνημόνευτη και θα πάντα θα διμνημονεύουν. Δη, δηλαδή δεν δηλαδή. δηλαδή, <στα> μπορούμε να πηγαίνω και ακούω από φίλους ε και συνεχώς και, και υπάρχει διαφωνία ότι «Α, ξέρω εγώ, ο Χαριστέας, δεν θα ακολουθούν το <Τοί> <Τοί> μεγάλε. Ο χαριστέα όμως όταν έπρεπε βρέθηκε στο σημείο που βρέθηκε εκείνη τη yeah. στιγμή yeah. και στο κάρφος στον κολάκι και στο κάρβο στον κολάκη Ήτανε... ναι, ε, ο, είχαμε φυσικά έναν παίχτη που ξέρει πολλά κιλά μπάλα σε εκείνη την εθνική ομάδα που λεγόταν Βασίλης Τσάρδας με το ξεχνάμε <συστά> Αλλά δεν μπορούσε. Υπήρξαν και παράπονα μετά γιατί δεν έπαιξε. Ξέρω 90 λεπτά. Κάτι ήξερε και ο πρόπονα που δεν έβαλε να έπαιξε 90 λεπτό. Έπρεπε να παρκάρ... μαρκάρουν πιο πολλοί άλλοι. Όταν έπρεπε, έμπαινε μέσα και έβαζε την παλιά διαβίβαση. Στο κόρνο, στο βέλγιο. Φοβερέ φάσει. Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να έπαιζε 90 λεπτό και να βάζαμε 10 γκολ. Εντάξει, δεν το ξέρει κανεί. Αλλά υπήρξε ένα χειρισμό, μια διαχείριση τέτοια. Ε, και πιστεύω ότι έχουμε ταλέντα όχι όμως τα ταλέντα φίλες και φίλοι που πολύ περιμένουν δηλαδή που θα κάνει τις 18 τρίπλες ε, πάνω στη φάση δεν χρειάζεται 18 τρίπλες χρειάζεται να πάμε και να κάνουμε μια καλή πορεία στο Μουδιάλ Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό το χρειάζεται να πάμε. Πρώτα απ' όλα, mm. μακάρι να πάμε. Λοιπόν, Παναγία, θα το κρατήσουμε πολύ λίγο ακόμα. Η Εύα είναι έξω. Ε, έχει έρθει η Εύα. Ωραία. Ε, θα περιμένουμε λίγο την Εύα να έρθει. Μέχρι τότε yeah. να πούμε ότι πάνε για του Ιατρικού συναστηριοδότε. Να αποχαιρετήσουμε να yeah. δε με ένα τραγουδάκι ή να το κρατήσουμε λίγο ακόμα. <laughs> Όχι, εντάξει, νομίζω πω αναπτύξαμε πλήρω. Ε, ε, ε, Έκανε ε, μια ενημέρωση εε στους φίλους ακροατές και கிட்ட στους ακροάτριους, μας ακούνε μήπως, μας ακούνε γεωρίς, έτσι; εε ε, για... όσον αφορά εμένα ηχρήσα, bravo. Όσον αφορά ε, τα όσα λένε η αντιπαλίμα μας για εμάς, ενόψει του το αγώνα μας τον διπλό αγώνα μας με την Ρουμανία, ε, τι περιμένουμε εμείς, είπαμε τη δική μας προσωπική άποψη; έτσι. Όπως την ε, τι, τη δική μας και όπως έχουμε τα μνήματα από τον κόσμο. Ε, πιστεύω πως κάπως εδώ πρέπει να κλείσουμε λέγοντας για κόμ μια φορά Φεύγοντας από το αθλητικό τη ε, υπόθεση και τη εκπομπή yeah. ότι φίλε και φίλοι, μένετε συντονισμένοι και συντονισμένε. Χωρί ο... εσά δεν υπάρχει ΕΡΤ, yeah. δεν υπάρχει αέρα εμεί μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει. Yeah. Μπο... Εμεί μπορούμε να μιλήσουμε και εσεί μπορούμε και όλοι μα μπορούμε να μιλήσουμε και στον καθένα του σκετιού μα. <laughs> και θα ήθελα να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μπράβο δεν ανήκει σε αυτού του τύπου που μιλάνε μπροστά στα μικρόφωνα και δείχνει τα μούτρα του κάμερα. Το καλύτερο μπράβο ανήκει σε αυτού του ανθρώπου που δεν έχετε γνωρίσει ποτέ και δεν έχετε δει ποτέ. Μπράβο. Και μερικοί δεν έχετε ακούσει ούτε καν το ονοματεπώνυμο. Και βρίσκονται στι κονσόλε ήχου, πίσω στους... από τι κάμερε, που... στο διοικητικό προσωπικό, στου ανθρώπου που βρίσκονται στι... στου μουσικού παραγωγού. Σε ανθρώπου δηλαδή που μπορεί να μην έχετε ακούσει ποτέ μπράβο. τη φωνή του, αλλά κάνουν τον μεγαλύτερο αγώνα. Είναι τόσε πολλέ που δεν ξεκινάω να τι απαριθμίσω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, φίλε και φίλοι. Είναι αυτή που χάρη σε αυτού μας ακούτε και εμεί μέσω των μηνυμάτων σας ακούμε. Έτσι. Αυτό. Και εμεί είναι που κερδίζουμε την προβολή, πολύ σωστά αυτό που είπες Και εν τω μεταξύ, ε, να προσθέσω ότι μια από τις πιο ωραίε εκπομπέ που έχω ακούσει ποτέ ε, έγινε εδώ, στην ελεύθερη ελληνική ραδιοφωνία, στην ελεύθερη αίρα, yeah. ε, <coughs> από την Εύα τη Μαυρογέννη. Ε, παρέα με τέσσερις τεχνικούς οι οποίοι εξήγησαν τι ακριβώς συνέβη στους πομπούς εκείνη την αποφράδα ημέρα και τις επόμενες που ακολούθησαν και τις προσπάθειες που έκατα και κατέβαλαν οι ίδιοι προκειμένου ε, να μπορέσετε να μας ακούτε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μερινόπουλο. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ήταν εδώ μαζί μας. Σχαιρετισμός, σχαιρετισμός από τα άγια χώματα. Μπράβο, μπράβο. Δεν το ξεχνάω αυτό. Λοιπόν, ο Παγιέτος, η ατρίλης των στήριμιστων Ήχων, είχε διαδεχθεί. Τον Νίκο Βραδέλο και ο Βασίλισμό Μόζησε το παρέμοντο Γιώργο Μαρινόπουλο. Να είστε όλοι καλά. Καλώς σας βράδυ. Η ώρα είναι 2 και 2 πρωτα λεπτά.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 πω για τόσο κακό πράγμα. Τα πιο γωρά παιδιά είπαν ότι έτσι αυτό το ξαφνικό κλείσιμο της ΕΕ το σοκάρισε πάρα πολύ και ότι θέλουμε η ΕΤΟ να ξαναλειτουργήσω οπωσδήποτε δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει η ΕΤ. <μυρκώς> φασίζετε μέσα σε μία νύχτα να κλείσετε την ΕΡΤ Πώς σε μία νύχτα αλλάζετε τη ζωή μου και τη ζωή χιλιάδων παιδιών Λιτάω δουλειά για όλους τους πατεράδες και τις μανάδες της Ελλάδας Λιτάω δουλειά για μένα αύριο Το δικαιούμαι και το απαιτώ Η ΕΡΤΣ ανοιχτεί Η ΕΡΤΣ δίνει ελπίδα Η ΕΡΤΣ είναι στις καρδιές όλων Ποιος είναι. Είναι κανείς εδώ. Γεια σας. Ξέρετε κάτι για αυτή την ιστορία με την ΕΡΤ. Μα γιατί δεν μιλάτε. Μιλήστε πείτε μου κάτι. Ε, εγώ μιλάω. Τι είσαι εσύ. Είμαι παλιό μικρόφωνο για το ανιμέρτ εργαστήριο. Εκεί μας δίνουν φωνή με animation. Ανιμέρτ εργαστήριο. Και πότε γίνεται αυτό. Ξεκινάει την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στο Ραδιομέγαρο και μετά κάθε Κυριακή του Νοέμβρη 5 με 7. Και πόσοι χωράμε? 30. Γιατί θα έρθεις και εσύ. Ναι. Έχω να πω και εγώ μια ιστορία για την ΕΡΤ. Ε, τότε δήλωσε συμμετοχή. www.ertopen.com Βόντεθον και βουλή διαφημίζουν τη συνεργασία τους, μιλώντας για επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Τους πιστεύεις. Στην πραγματικότητα, στείνουν μια εργολαβική εταιρεία, όπου μεταφέρουν μεγάλο μέρος του τεχνικού προσωπικού, αποκλειστικά για να διαλύσουν τις συλλογικέ συμβάσει και τα σωματεία στις δύο εταιρείες, φέρνοντας απολύσεις και μειώσεις μισθών. Συνάδελφε. Εργαζόμενε, άνεργε, καταναλωτή, Vodafone και Wings συστάβρισαν για χρόνια με τις πλάτες των κυβερνήσεων, με 2.000 απολύσεις μόνο τα τελευταία χρόνια χτυπώντας τα δικαιώματα των εργαζομένων, προωθώντας τις σχέσεις εργασίας λάστιχο ρίχνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης και υπηρεσιών Οι εργαζόμενοι λέμε, όχι στη νέα εταιρεία εργολαβία με την εξειδίκευση και την εμπειρία μας, μπορούμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε κάθε έργο χωρίς εργολαβίες. Θέλουμε τηλεπικοινωνίες φθήνε, ποιοτικέ για όλους. Όχι στην κερδοσκοπία των επιχειρήσεων, πάνω σε αυτή την κοινωνική ανάγκη, σε βάρος των εργαζομένων. Παλεύουμε για τις δουλειές και τα δικαιώματά μας. Απαιτήστε από Vodafone και Wings να σταματήσουν το σχέδιο εξόντασης των εργαζομένων. Στηρίξτε τους εργαζόμενους. Όχι στην απληστία των επιχειρήσεων και των χρυσών παιδιών τους. Τα σωματεία των εργαζομένων. Vodafone και Wynn. Επιτροπή Ελληνική Δίκτυο Ελληνική Με μια συγκρονιστική βραδιά Με την ε, υποδοχή Με την έλευση Αυτών των υπέροχων ανθρώπων Που ξεκίνησαν Ξεκίνησαν Από τη Θεσσαλονίκη Πριν από 25 μέρες Σε μια πεζοπορία 560 χιλιομέτρων Έφτασαν στην Αθήνα Δεν ήταν τρελό αυτό που κάνανε. Ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι. Καθένας από τον... Από τον χώρο του. Με κάποιο τρόπο διαμαρτύρεται. Με κάποιο τρόπο αντιστέκεται. Όχι για λογαριασμό του ίδιου. Αλλά για όλα αυτά που δυστυχώς υπομένουν οι Έλληνες. Ένα δίκαιο αγώνας. Θυμίζουμε ότι 23 Ιουλίου απολύθηκαν 2.200 άνθρωποι από τα σχολεία Μόνο σχολικοί φύλεκες που λέω Καταργήθηκε ένας θεσμός γιατί έτσι γούστεραν κάποιοι Δεν θα μιλήσω μόνο για την προσφορά αυτών των ανθρώπων Απλά κάποιοι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους Και περί πολλούς από αυτούς γνωρίσαμε και με πολλού από αυτούς δεν θύκαμε. Είμαστε περίφημανοι που γνωρίσαμε. Διανεκτηρεύουν εδώ, σε εμά Απόψε. Μόνο ο φίλος μου, ο Μανώλης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έτσι για κάποιες εξετάσεις γιατί ήταν ιδιαίτερα καταπονημένος. Είχε και ένα έτσι βαρύ ιστορικό και όμως ξεκίνησε, ναι, ναι ξεκίνησε πριν 25 μέρες και τίποτα δεν τον σταμάτησε. Και μάλιστα θέλει 10 ώρα το πρωί να ξεκινήσει. Λέει, αν με κρατήσω στο νοσοκομείο, εγώ θα δραπετεύσω. Λέει, θα στο απάνω στην ΕΡΤ πάλι και από τις 10 το πρωί θα ξεκινήσω και θα πάω προς βουλή, προς προπήλαια. Μεριά. Λοιπόν, ήταν μια σκλονστική βραδιά. Μόλις ήσαν και τους υποδεχτήκαμε. Με τη βοήθεια εκεί περιπολικών για να αδειάσουν το δρόμο κτλ. Λίγο μετά, αφού έκαναν τι δηλώσει, τι οποίε παρακολουθήσατε και από το δελτίο ειδήσεων τη ΝΕΤ, Μην μα μπερδεύετε, με τη ΔΟΤΟΥ δεν έχουμε καμία σχέση και από απόψε ω ήθου και από απόψε αποστολή, αν το θέλετε και έτσι. Εμεί υπηρετούμε μια άλλη αποστολή εδώ. Την αλήθεια, την εντυμότητα και τη σωστή ενημέρωση. Και με όσε δυσκολίε αντιμετωπίζουμε από τον πόλεμο μα. Γίνεται. Εκπέμπουμε τέσσερα δελτία ειδήσων στην τηλεόραση, εκπομπές, πρόγραμμα και βέβαιο στρατιόφωνο από 24 ώρους βάσεως. Προσπαθήστε να συντονιστείτε κάποιο τρόπο την τηλεόρασή σας. Όσοι δεν έχετε στο σπίτι σας έχει πέσει το μαύρο και δεν τα έχετε καταφέρει ακόμα. Σε πολλές περιοχές όμως της χώρας μας βλέπουν κανονικά. Όσοι δεν τα καταφέρετε και έχετε υπολογιστή, ή έχετε κάποιο... Άλλο άνθρωπο μας στο σπίτι που χρησιμοποιεί υπολογιστή, πατήστε www.ertopen.com ή www.thepressproject.gr και θα δείτε το πρόγραμμά μα. Μπλήσαμε 4 μήνε, το ή άλλω. Αμέσω μετά, λοιπόν, με αυτού του ανθρώπου που είναι κομμάτι από εμά γιατί είναι ανθρωπή μα και αγωνίζονται και τη στέκονται, δεν είναι πουλημένοι. Εhm. Πήγαμε στο στούντιο εκεί που γίνονται οι εκδηλώσεις μας, ήταν γύρω σε 7.30 η ώρα όπου λέγαμε ότι θα ακούσουμε μια, ένα χαιρετισμό της επιτετραμένης πλεσβείας της πολυβαριανής δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην ελληνική δημοκρατία Ασδίρης Κιντάνα στα πλαίσια και των εκδηλώσεων της εβδομάδας της πολιτιστική Βενεζουέλας στην Αθήνα Uh, η πρεσβεία της uh, πολυβαριανής δημοκρατίας Βενεζουέλας στη συνεργασία με την ΠΟΣΠΕΡΤ εδώ, την Πανελλήνια Ομοσπονδίας λόγω Προσωπικού Έλληνικής Βελοφονίας Ε, είπαμε να κάνουμε μια κυρματορασική βραδιά όχι πολιτιστική αλλά πολιτική άλλο αν έχει και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα μια μουσική συναυλία μια προβολή βενεζολάνικης ταινία, καταπληκτική. Που αφηγείται την ιστορία δύο παιδιών που μεγαλώνουν στη Βενεζουέλα Τα δεκαετία του 60 Την περίοδο του πολέμου των αριστερών ταρτών Των απελευθερωτικών ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλα Κατά του στρατού της δικτατορικής κυβέρνησης Ταινία που ήταν και υποψήφια για το Όσκαρ Ξενόγλωσης ταινία. Λοιπόν, εκεί που περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έτσι μια κυρία Ξέρεις, επιτετραμένη ακούσαμε ε, Είδαμε μια πανέμορφη κοπέλα. Αυτή ήταν η επιτετραμένη της πλεισβείας οι αρδύρες κιντάνα Κι ήταν τόσο όμορφη Γιατί εκτός από τη φυσική της ομορφιά έφτασε ένα εσωτερικό κόσμο απίστευτα όμορφο και εκεί που λες «Απευθύνει τον χαιρετισμό άντε πέρασαν πέντε λεπτά τώρα είναι κουρασμένοι οι σχολικοί μας και μετά από πεντακόσια πόσα χιλιόμετρα 560 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και από το πρωί από το μαραθώνα 32 χιλιόμετρα να μιλήσουν κι αυτοί και να πάμε να τους ξεκουράσουμε να και τα κτλ η μία κουβέτα της πίσω την άλλη σε καθήλωνα μίλησε πολύ ώρα αυτή τη συνομιλία και την εκδήλωση αύριο από την τηλεόραση της νετ πραγματικά μην τη χάσετε είναι όσα δεν γνωρίζετε ή και όσα γνωρίζετε κάποιοι, αξίζει να ακούσετε τι είπε. Πολύ σημαντικά πράγματα. Και βάλτε και τα παιδιά σας να τα ακούσουν. Μαθητές, φοιτητέ. Στην τηλεόραση της ΝΕΤ μετά το Δελτίο Ειδήσεων, τον Εννέα, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε την ομιλία της. Αξίζει τον κόπο και να δείτε και το πρόγραμμα. Λοιπόν, οι σχολικοί φύλακες ζητούν την κατάργηση του ανθρωποκτώνου νόμου, την επιστροφή των φυλάκων πίσω στα σχολεία χωρίς αποκλεισμούς γίνονται κάποιοι παραλογισμοί σε ό,τι αφορά στις απολύσεις απολύουν ξαναφέρνουν άλλους ξαναφέρνουν και τους άλλους ε, μια ταγικότητα λοιπόν τώρα για το θέμα του Άδωνη που λίγο πήρε το μάτι μου λυπάμαι που πραγματικά δηλαδή καταρχάς μπράβο στους ομιλητές που είχαν την υπομονή ακόμα και να του μιλήσουν δηλαδή, τι να πω δηλαδή, παιδιά, έλος, έχετε καταλάβει ποιοι μας κυβερνάνε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δεν είναι θέμα ανησαντίθετος με την πολιτική της απόψης. Παιδιά, είναι θέμα επιπέδου. Έχετε καταλάβει. Δηλαδή... Πήραμε και τα μηνύματα να, τώρα που ανέβαινα πάνω από κάποιου ανθρώπου που είχαν έρθει εδώ μαζί μα το πρόβλημα. Και θα διενυκτερεύσουν και αυτοί μαζί με του σχολικού φίλου αλλά θα. Λε... Είδα για λίγο αυτή την εκπομπή με τον Άδων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μιλάμε για την παιδί, για την υγεία. Άλλο από εκεί, δε... Λοιπόν, μιλάμε για την υγεία, για τα νοσοκομεία. Αφανίζουν τη ζωή στα νοσοκομεία και μια αλαζονία και ένα παξιωτικό τρόπο. Αντιμετώπιζε, δηλαδή, ρε παιδιά, σηκωθήκαν τα πότια να χτυπήσουν το κεφάλι, πώς να το πω Αξιόλογους ανθρώπους, πρόσωπους εργαζομένων, γιατρούς, τους αντιμετώπιζε με τόση αλλαζονία Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν έχουν κυβερνήσει τον τόπο τέτοιοι άνθρωποι Λένε και τα μηνύματα σας εδώ, είναι κάτι απίστευτο αυτό που συμβαίνει Απίστευτο άθε που έχουν μια ψύχωση, αν είσαι απέναντί τους είσαι ΣΥΡΙΖΑ κι άμα είσαι ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να σε βρίζουν είσαι καπακάπα, σαν να σε βρίζουν είσαι καμένος δηλαδή δεν, δεν γίνεται μιλάμε για πολύ χαμηλό επίπεδο ανθρώπων κάποιων ανθρώπων τι να πω πια μιλούσε ο άλλος εσύ τι είσαι, ναι θυμάμαι εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ε, καλά εντάξει να πω πω. Δεν δηλαδή έγινε, πρέπει να γλιτώσουμε από αυτή την ιστορία Λοιπόν, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας Και αυτό είναι και το, το ρεζουμέ της υπόθεσης Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε Πώς θα γίνει δηλαδή Θα μου πεις είχες και Λοβέρδο Εκεί δεν τα έλεγε αυτά Ε, τα πώς δεν τα έλεγε. Ή ε, δεν τα έλεγε όσο έπρεπε Αλλά εδώ έχουμε μια άλλη περίπτωση Έτσι ξέρεις mm, Ένα θέμα έχουμε Δηλαδή ένα άλλο θέμα μάλλον Σοβαρό, δεν ξέρω, αντιλαμβάνεστε ε, Τι θέλουμε να πούμε Λοιπόν, γράφτε, γράψτε α, π, αφήστε κενό Το μήνυμα σας στείλτε το στο 54-160 Κοντά σας ο Παναγιώτης Ιατρίδης, τον Ήχο και η Εύα Μαδρογένη Στην Εβάδα, πριν από λίγη ώρα, ένα μαθητής Σκότωσε καθηγητή, πυροβόλησε οι μαθητές του και αυτοκτόνησε. Ένας έφηβος μαθητής σε γυμνάσιο της Νεβάδας, άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο του, σκοτώνοντας ένα καθηγητή, τραυματίζοντας σοβαρά δύο συμμαθητές του. Ο ίδιος μετά αυτοπυρπολήθηκε. Οι δύο τραυματισμένοι μαθητές, δυστυχώς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες η αματερή επίθεση συνιώθηκε στο γήπεδο μπάσκετ του σχολείου Λίγα λεπτά πριν μπουν οι μαθητές στις τάξεις για το μάθημα Όλοι άρχισαν να ορλιάζουν. ένας καθηγητής ήρθε να δει τι συνέβαινε Νόμιζα ότι ήταν πυροτέχνη Μαλίνας, 13χρονος μαθητής Αλλά μετά είδα το μαθητή να κρατάει όπλο και να σημαδεύει το καθηγητή Εκείνο του είπε να το αφήσει και ο μαθητής τον πυροβόλησε Τον σκότωσε Και όλοι οι άλλοι άρχισαν να τρέχουν ο, Δεν έχουμε άλλα νεότερα Γιατί το περιστατικό δεν έχει πολλή ώρα που συνέβη Και να σε ενημερώσουμε σε λιγάκι πάλι Να ότι το ασθενοφόρο έκανε δύο ώρε να έρθει. Δύο ώρες γιατί έχει υπάρχει έλλειψη ασθενοφόρων. Και απόψε, επειδή δεν ήταν υπερεπίγον περιστατικό, αλλά όχι για δύο ώρε. Έτσι. Και του πήραμε και του είπαμε: Σηκωθείτε, πάρτε τα περιπολικά σα και πηγαίνετε έξω από τη βουλή. Καθέστε και να έρθουμε όλοι μαζί να με φεύγουμε. Έλλειψη ασθενοφόρων, θα μου πει. Και να υπάρχουν ασθενοφόροι, υπάρχουν νοσοκομεία να πάει. Τα κατήργησε ο Άδωνη, λέει ο Κωνσταντίνο. Τρομακτικές ελήψεις νοσοκο... σε νοσοκομεία τα οποία δεν... Εμείς θα καταγράφουμε ανθρώπους που είναι μέσα στα νοσοκομεία μας τα λένε αλλά από τα ιδιωτικά κανάλια παρακολουθείτε όσοι δηλαδή που να τα ακούσετε ή το δήθεν δουτού, τη δήθεν δημόσια τηλεόρες που να τα ακούσετε όλα αυτά. τα εκατομμύρια που τους χαρίζουν εκεί στα μεγάλα κανάλια, μιλάμε για εκατομμύρια. Υπάρχει ένα αντιφασιστικό συντονισμός για διαδήλωση το Σάββατο 26 Οκτώβρη έτσι έξω οι φασίστες από τις γειτονιές μας Έλληνας και ξένοι κοινός αγώνας ενάντια σε κυβέρνηση Μνημόνια στην πλατεία Βικτορίας το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι με συλλογικότητες, πρωτοβουλίες, κοινότητε μεταναστών από Άγιο Παντελεήμονα Κυψέλια, χαρνών, πατήθια Με πορεία και εκδηλώσεις Στην πλατεία του Αγίου Μιλάμε για το φασισμό Σε όλο το, το μεγαλείο έτσι μην Όταν λέμε φασισμό δεν εννοούμε μόνο Χρυσή Αυγή που είναι το δεξί χέρι Βέβαια της ακροδεξιάς Αλλά γενικότερα Σε ότι ζει κάποιος mm. Λοιπόν είναι πολύ αυτοί που Α, και τι είπε, είπε λοιπόν το φαινόμενο Άδωνη είπε εγώ ποτέ δεν ήμουν γιατί του είπε ένας του λέει εσύ ήσουν με τον Λάο και ήσουν αντιμνημονιακός και σε ψήφισα τι ο άνθρωπος το ψήφισε νόμιζε ότι ήταν αντιμ, αντιμνημονιακός άκουγε τον καρατσαφέρι να τα λέει τι ωραία τι καλά ενάντια στο μνημονιακό αυτό έγκλημα και το ψήφισε το ψήφισε που λέτε τον Άδωνη και τώρα του είπε και εσύ μετά Πήγες Και καλώς τι κάνεις μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και, και λέει ο Άδωνης Μη με βρίζεις Δεν σε βρίζω λέει Μη με βρίζεις λέει Με είπες αντιμνημονιακό Εγώ είμαι ο πιο Είπε άνθρωπος της κυβέρνησης Είπε Πακούς Σκέφτος εγώ Πόνο της τάση Θα του Να μην επέμβει θα στραφώ με αύριο, σε εσάς, περιμένουμε στι βράδυ θα προβληθεί ένα σπάνιο ντοκιμαντέρ το ντοκιμαντέρ στους λαδύρινθους της τομοκρατίας του Κώστα Βάκα ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία των ερυθρών ταξιαρχιών και της πριμαλήνεα μίλουν οι ιδρυτές των οργανώσεων: πολιτικοί, φιλόσοφοι Η προβολή θα γίνει η παρουσία του σκηνοθέτη θα ακολουθεί η συζήτηση με τον uh, σταγματόλόγο καθηγητή κύριο Κατρόγκαλο, τον ο Λονίδα Βατικιώτη, οικονομολόγο δημοσιογράφο τον φιλόσοφο καθηγητή κύριο Μπιτσάκη τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο τον του Βαξεβάνη γιατί όταν μιλάμε για τρομοκρατία, λέει ο Κώστας Βάκας πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν πολλών ειδών τρομοκρατίες δεν μπορεί σε μια λέξη να περικλείονται τα πάντα σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει με την παγκοσμιοποίηση τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί ή έχουν απολιτικοποιηθεί τελείως περιθώρια για κοινωνικές αλλαγές δεν υπάρχουν βέβαια οι συνθήκες πάντα αλλάζουν αν δει την ιστορία και θα αλλάξουν και πάλι Α περιμένουμε σήμερα στις 9 το βράδυ στο ρόδιο μέχρο της Αγίας Παρασκευής. Το κινητό Γραμμή 876 λέει καλημέρα Αν η Ελλάδα θεωρείται ακόμα Δημοκρατία είναι μόνο γιατί Εσείς είστε ακόμα στη θέση σας Και επιτελείτε το λειτουργήμά σας Καλή δύναμη Σε ευχαριστούμε Απτε φίλε Καλημέρα εδώ ο Άδωνης και ο Μιήτου δεν ανήκουν στην κατηγορία Ανθρώπων αλλά γελίων υποκειμένων Λέει γραμμή 89 Λύσαξε απόψε να φωνάζει ότι τα μέτρα που πήρε για τα γενός ήταν σωστά. Δεν άντεξα να δω πάνω από 20 λεπτά λέει ο Γιώργος. Και εγώ δεν άντεξα πάνω από 4. Και άστα να πάνε. Σαβάρα Ένα... τα πράγματα παιδιά. Είχα την αντοχή να ανεχθώ αυτόν τον και τον Άδωνη. Πώς μπορεί να είναι Υπουργό Υγεία αυτός ο ιστερικός. Γιατί τον αφήνουμε, λέει η γραμμή 45. Έλεω πια ο γιατρό από την έβγια ε, Αντασία. Ο άλλο ΣΥΡΙΖΑ μπράβο στην νεαρή γιατρό που του πέταξε στα μούτρα ότι ανήκει στο πάμε. Διαλύει την υγεία και χαίρε το ψυχάκι. Αυτή κατά διαθέσιμο. Ε, η Ευαγγελία από το δόλο Λοιπόν, ε, τάξει. Είναι ένα θέμα τώρα για τα αυτό που λέει, Αυτό το φασιστοϊδέ που το λένε άδων είναι το κόβεται η γραμμή. Κάποιοι το ψήφισαν, ναι. Δεν το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, τώρα με την α, α, αφορμή των, των διαφόρων απειλών των καψίδων α, σχετικά με την α, εκένωση και την ερώτηση που έκαναν 32 στην της Νέας Δημοκρατίας για την εκένωση του κτηρίου εδώ, το ίδιο μεγάλος της Υγείας από όπου εκπέμπουμε την πρώτη στιγμή μην μας ξαναρωτήσετε μόνο αν πληρωνόμαστε Σας παρακαλώ απολυμένος πληρώνετε Λοιπόν, γιατί έχω δεχτεί δύο ερωτήματα την τελευταία εβδομάδα, τέτοια. Να ακούσουμε τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, ο οποίο είναι ένα εκ των 32 βουλευτών που ζήτησε την εκένωση. Να το θέμα, τέλο πάντων, με κάποιο τρόπο. Τι ακριβώ διευκρίνησε στην εκπομπή, της τη 3 εκεί όπου. Ο συνάδελφος Αλέξανδρος Τριανταφυλίδης το έκανε και σχετικές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα ένα μικρό απόσπασμα, πολύ μικρό τι είπε ο βουλευτή της Νέα Δημοκρατίας σχετικά με το θέμα της ΕΡΤΤΣ και προσέξτε πως λέει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο ο αρμόδιος υπουργός να φροντίσει ώστε να επαναλειτουργήσει εννοεί κανονικά, πιο κανονικά από ότι λειτουργούμε να υποθέσω η δημόσια ραδιοφωνία, τηλεόραση. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι το άλλο το διεφθαρμένο το, το, το τέλο πάντων μ, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι σύμφωνο ούτε με την παιδιά μου, ούτε με την ε, φυσιογνωμία που έχει η παρουσία μου στην πολιτική μέχρι σήμερα, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Το να αγωνίζουμε δηλαδή προκειμένου να συλλαμβάνονται άνθρωποι και να οδηγούνται στα καταστατητήρια. Είναι αδιανόητο λοιπόν η κυβέρνηση μέχρι σήμερα να μην μπορεί να δώσει μία λύση, λύση. Εγώ δεν είπα πια λύση, γι' αυτό λέμε τι μέτρα θα πάρει, οφείλει να είχε πάρει ο Υπουργό προκειμένου να τελειώσει κάποτε αυτή η ιστορία και να δούμε ξανά να λειτουργεί η δημόσια τηλεόραση. <Ρι> αυτό είναι το πλήγμα και το νόημα τη παρέμβαση. Δεν είναι δυνατόν σήμερα. Να μην γίνεται μία προσπάθεια και από την κυβέρνηση και από τα συνδικάτα και από όλου εμά προκειμένου να βαθύνει μια λύση. Εγώ συνδικατα και απο ολους εμας προκειμενου να βαθυνει μια λυση οτι αυτο Αυτό, ε αυτό, ε ε κύριε Τζαβάρα, ε γιατί δεν ξεκινάει εκ νέου ένα. Γιατί αυτό που περιγράφεται είναι το ιδανικό πλαίσιο επίλυσης όλο των προβλημάτων και των ζητημάτων. Και, αυτό ζητάμε κι εμεί ότι θα πρέπει να κάνει ο αρμόδιο υπουργό. Άρα. Άρα δεν προτρέπεται τον κύριο Καψί ή τον κύριο Στουρνάρα στείλε τα μάτια στην ΕΡΤ. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο, ούτε και προκύπτει από το κείμενο τη ερώτηση ότι λένε ότι είχε τα μάτια στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Είστε, είστε σαφεί. Τώρα, σε σχέση με την αποκατάσταση τη νομιμότητα, είναι δυνατόν ένα σχήμα που λέγεται Δουτού να λειτουργεί χωρί αφημία, χωρί νομικό πλαίσιο, χωρί διαδικασίε διαφάνεια, χωρί διαδικασίε ΑΣΕΠ. Ε, να ξοδεύονται του κόσμου τα λεφτά Εκόσμο, 150 εκατομμύρια και, και, και ατελείωτη σειρά ναι, ναι. Δεν δηλαδή, δεν mm. Δεν είμαι από εκείνους που θα σα πω ότι αυτά που λέτε δεν έχουν βάσει Οπωσδήποτε είναι τη αρμοδιότητα του συγκεκριμένου υπουργού και τον των άλλων στους αρμοδίων να πάρουν μέτρα ώστε να μην συμβαίνει αυτό στο οποίο αναφέρεστε Είμαι εναντίον κάθε παρανομίας και κάθε ανομίας από οπουδήποτε και αν πηγάζει και στο όνομα οποιαδήποτε λογικής και αν υλοποιείται. Τη ελληνική το πρώτο πρόγραμμα κοντά σα, το δεύτερο και το τρίτο πρόγραμμα. Τα ιστορικά τη ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή τη Ελλάδα που δεν πρέπει να ζυγίσει, η αερασπορ, αλλή η δύναμή μα, Το κόσμο, Το φιλία και εσεί στην παρέα μα γράφετε αλφαπή, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σα το στο 54160. Λοιπόν να θυμίσουμε ότι το πλοίο Arctic Sunrise της Greenpeace υπό Ολλανδική σημαία συνελήφθη από τη Ρωσική ακτοφυλακή ενώ έπλεε στη θάλασσα Μπάρενς της Αρκτική, αφού μέλη του πληρώματος επιχείρησε να ανέβουν στην εξέδρα με σκοπό να απλώσουν ένα πανό με το οποίο επισήμεναν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους από την εξόρυξη πετρελαίου. Οι 30 ακτιβιστές, εκ των οποίων 26 είναι υπήκοοι άλλων χωρών, έχουν τεθεί σε δίμηνη κράτηση στο Μουρμάσκ της Βορτωτικής Ρωσίας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη yeah. για οργανωμένη πειρατεία, είναι ότι συμβαίνουν και εκεί αυτές οι καταγγελίες, όχι μόνο εδώ, που σημαίνει ότι κινδυνεύουν, ακούστε, να καταδικαστούν σε κάθερξη 15 ετών εφόσον κρυθούν ένοχοι. Πω, πω και τι θυμήθηκα τώρα, τον Άδωνη Να λέει, και άμα οι Ευές στο νοσοκομείο Κέρκυρας Βγεί ότι πα, παρέδισαν τον νόμο Τάδε ε, Για την άρνηση ελέγχω Εγώ τι να κάνω να μην τους απολύσω Τώρα όχι, πείτε μου, πείτε μου Πω πω, συγγνώμησα διακόπτω και τη σοβαρή αυτή είδηση Αλλά έχω ένα νεφιάλτη, είναι πρόσφατο τώρα γι' αυτό Λοιπόν, στι αρχέ Οκτωβρίου η Χάγη έχει ξεκινήσει τη δικαστική διαδικασία της διαιτησίας, στο πλαίσιο της οποίας κάθε πλευρά ορίζει τους διετιτές που θα αναλάβουν να βρουν μια λύση στη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών. Αποφάσισε όμως ταυτόχρονα να προσφύγει στο διεθνές δικαστήριο γιατί, λέει, επίγει η απελευθέρωση του, πληρω, του πληρώματος, κάτι που εισχυρίζεται και υπογραμμίζει το Υπουργείο, επισήμانوτος ότι η διαδικασία της διεθεισίας συνεχίζεται αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί. Μια συνεδρίαση του δικαστηρίου στην οποία η Ολανδία και η Ρωσία θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις αποψίες τους, αναμένεται να γίνει μέσα σε δυο τρει εβδομάδες. Και μέσα σε ένα μήνα θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Πολλέ χώρες έχουν εκφράσει την ανησυχία του για την τύχη των μελών του πληρώματο. Αλλά μόνο η Ολλανδία έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για να επιτύχει την απελευθέρωσή τους. Και ήδη το Ολλανδικό κράτος ζητά την απελευθέρωση του πληρώματος και του πλοίου. Το σοβαρό θέμα πόσο εύκολα φυλακίζονται οι άνθρωποι. Και μάλιστα η Ολλανδία προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσα. Διεθνές δικαστήριο για το δίκιο της θάλασσας, ζητώντας την απελευθέρωση των 30 μελών του πληρώματος του πλοίου της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace, το οποίο κατασχέθηκε από τις ρωσικέ αρχές στη διάρκεια μιας εκδήλωση διαμαρτυρίας επαναλαμβάνουμε, σε μια εξέδρα άντλησης πετρελαίου στην Ακτική. <ΣΣ> Έχει πω κάποιον τον Τρόιο πύρετο. Μα παίζει ένα Κάποιο καράβιτ ανοιχτά. Βίχυα, βάσα να δαστά. Να μην το Και μισή τον καφέ. Ναι, σιγάρο, πρέπα και καφέ. Ρε βαριέ, και εμείς οι τρεις στον καφέ με Φιγαροπρέπτα και καφέ Βρε δε βαριέ, αδερφέ Το τέλο του ρανεί μοναχο του πεθαίνει. Κάποιο στη μάχη, πολέμα η Στα του Party de fune, bade varge, bade se Και βροντά κι ένα διαβάτη πέρπατα χαμένο με στην ώρα. Κάπου δε θα χτυπήσει το κάπου πινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και μις χορτά τη μάτω, ναι, χάνουμε γλέμπια λεφόγια. Δεν δε βαριέ, ναι, δε βαριέ τρε αδερφέ. Και εμεί χορτά τη μάτω, ναι, χάνουμε Οψεξα γρηπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλένε και πονάνε. Φτάσουν και σκέψει μια στιγμή όσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. <laughs> και εμεί οι τρει το καθένα σιγάροχο έφερε και καφέ. Δεν ευχαριστούμε, δεν ευχαριστούμε, δεν κυκλώσιμο δεστυχώς και δεν βλέπω σωτηρία λέει γραμμή 96 γεια νίκη. ο Γιώργος λέει ωραία τα είπε ο Τζαβάρας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας όμως ο ίδιο δέχεται ως συμβούλος της κυβέρνησης που εκπροσωπεί κάτι τραμπούκους τύπου φαΐλου που συστήνουν δύο οι του του Ναδιομεγάρου ε, γραμμή 89 καλημέρα από γρύλο. Ηλία Δημητράκη καλημέρα σε όλους Λοιπόν, και να ακροατής, γραμμή 02 Μας θυμίζει, λέει, το πετρέλαιο πριν τελειώσει θα κάψει πολλές φορές τον κόσμο ε... Πάμε να ακούσουμε τι, είπα, τι είχε πει πριν από τέσσερις μήνες όταν έπαιζε το μαύρο στην ΕΡΤ Ο πολύ αγαπημένο μας παγωδιστής, ο Γιώργος Ρωμάνος η αλληλεγγύη είναι και στη βιαιότητα και στη διασύνη με την οποία έγινε μια κίνηση που δεν ξέρουμε πραγματικά πού θα καταλήξει. Πιστεύω ότι είναι συνέχεια άλλων πραγμάτων, όπω οι φοβερέ εφιελτικέ στιγμές όταν ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο στην πλατεία Συντάγματο, που δεν θα τι ξεχάσω ποτέ, ομολογώ. Οπότε η συνέχεια είναι κλείσιμο τόσων επιχειρήσεων και καταστημάτων και οικογενειών ακόμα. Θα δούμε πού θα πάει. Ελπίζω να υπάρξει μια ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση ε, ε εφιακτικό. Εφιακτικό. δεν μπορεί να το πιστέψει σιγανες ο Γιώργος Ρομανός. χρόνια και χρόνια με στον άμμο εκεί που αλύζει η φιλικιά δυο πήγαιναν σε γάμο τώρα κάτω Δύο φίλοι πήγαιναν σε δώρα ο ο Που βγαίναν την νερή, μουνιατήλη που γράφε τέλο και αρχή. Είδα στην νερή, μουνιατήλη που γράφε και αρχή. Πρόστατη, βγαίνει ο Ιρλανδός. Κάλα και κάπου εκεί στην αγορά, Κάποιο ρώτησε που είναι ο γάμο τη χαρά. Καποιοι που είναι ο γάμο τη χαρά. Τώρα το ρωτήσε κι ο Ιουδαίος κι αυτός απλώνοντας τα χέρια τους έδειξες το χώμα εμπρό, δύο πεθαμένα που ήταν η νύφη και ο γάμπρο, δύο πεθαμένα που ήταν η είχε πει ο αγαπημένος μας συνθέτησε ο μήνε πάλι τέσσερις μήνες πριν όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΣΤ και όσο έχω φωνή θα φωνάζω το ξέρετε τουλάχιστον όσοι έχετε συνταξιδέψει μαζί μου στα τόσα πολλά χρόνια ότι εγώ αποκαλώ από το 39 που υπήρξα ο πρώτος τη την έρτ το μεγάλο μου σπίτι δεν θέλω ούτε να το κουντσουλάνε, ούτε να το υγρίζουν, ούτε να το θεωρούν τσιφλίκι του. Κανένα μα κανένα. Και τώρα πιστεύω ότι μέσα σε αυτήν την, την κατάργηση μια ελεύθερη φωνή κρύβονται πράγματα τα οποία είναι ντροπέρα. Δεν είμαι πολιτικό και δεν θέλω να δώσω πολιτική χρειά. Θέλω για μια φορά ακόμα να πω ότι όταν πριν από τρει μέρε. Με ξενάγησαν και είδα τα συγκλονιστικά πράγματα που γίνονται για την πληθυοποίηση των αρχείων μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατάλαβα ότι τουλάχιστον για όσο έχουμε φωνή όπως είπαμε πριν θα φωνάζουμε, μην πειράζεται ένα πράγμα το οποίο κρύβει μέσα του την αλήθεια που θέλουμε τουλάχιστον όσοι ακόμα τολμάμε να λέμε ότι είμαστε Έλληνε με καμάρι να μην την πειράξει κανένας μα κανένας και πιστεύω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα και αυτή η δίθεν προσπάθεια ή προσπάθεια ή αληθινή προσπάθεια. Δεν, δεν θέλω να τοποθετηθώ. Το. Θέλω μόνο να πω ότι μέσα στην έρτη υπάρχουν συγκρονιστικά αρχεία, ιστορίες, συγκρονιστικές αλήθειες. Και αυτές δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τι πειράξει κανείς. Ο Μίμης πλέσας. και το διαδρομή από τα παράλογα του Μανου Χατιδάκη και συνεχίζει μέχρι σήμερα πατώντας το ίδιο μονοπάτι 5η 24ης Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο στούντιο σε της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Ηλέας Λιούγκος και η δέσποινα Στεφανίδος στο πιάνο μοιράζονται σκέψεις και τραγούδια με τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δίκτυο της ελληνικής μαγνητοσκοπημένη την τηλεόραση της ΕΡΤ το Σάββατο μετά το Δελτίο ειδήσεων των 9. Για προσκλήσεις συντονιστείτε στο δίκτυο της Ελληνικής Ραδιαφωνίας στους 91.8 στα FM και στους 7.29 στα Μεσαία. Φανταστείτε λέει ο Κροατής Νικόλαος εδώ Στη Βουλή Τη Μελίνα Μερκούρι Με τον Άδωνη Γεωργιάδη Τη στιχομυθία πο πο Τι θα τον έλεγε Λάθος της φύσης λέει ο Άννα. που σε γνώρισα απόψε σχετικά με θέματα υγείας η αυτοδιαχείριση βλάπτει σοβαρά την υγεία της εξουσίας ειδικά να έχετε δικές σας ψυχές συνεχίστε Σας ευχαριστώ Μυρτώ ήταν συγκριτική και βραδιά και ο Μανώλης ο Σταθόπουλος Ρίγορα περαστικά μανόλη, είσαι και άτακτος ήσουν και χάλια ήθελες και να καπνήσεις δεν σ' αφήσαμε Λοιπόν Σωστό, 966, η γραμμή λέει το πολιτικό σύστημα γέννησε παρτάκιδης γι' αυτό η δυναμική της αντίστασης είναι η Σα Σας ακούω και βλέπω, Net και κόβε τη γραμμή Στο μεταξύ uh, ο Πανελίος Συλλόγος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για, νέο, για ξεκίνημα νέου κύματος διαθεσιμότητας δηλαδή απολύσεων, παύλα απολύσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, με συρρήκνωση των υπηρεσιών γιατί ο υπουργό Ναυτιλίας ο Βαρβιτσιώτης, ξέρει, από τα πολλά στακότερα που έκανε εκεί διάφορα λέει εδώ ο Αλέκος στακότερα τέλο πάντων ο Μιλτιάδης προωθεί ένα οργανισμό ο οποίος αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε απολύσεις περισσότερο από το 35% του πολιτικού προσωπικού. Διαλύοντα ολόκληρε υπηρεσίε και μειώνοντα τι οργανικέ μονάδε κατά 60%. Κατά παράβαση βεβαίω, ακόμη και των αποφάσεων του Γυβερνητικού Συμβουλίου μεταρρύθμιση. Λοιπόν, να πούμε ότι. Η βουλή διαβιβάστηκε η δικογραφία σε βάρο του πρόεδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων πάνω Καμένου για άρση ή όχι τη ασυλία του. Γιατί, παιδιά, τι είχε κάνει. Α, πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό. Βέβαια, έκανε λέει στο περιθώριο του Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη δηλώσει με τι οποίε παρότρινε τότε πολίτε να λιντζάρουν τον Χρήστο Πάχτα. Πάχτα για το θέμα εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική. Όποιο λέει δημόσια, ακούτε, πτέ του πατακού έχουμε το. Κάτι που είπα τη φωνή, Πατακό Παπαδόπουλο. Του είναι να βάλω. Λοιπόν, η δίωξη αφορά άρθρο του ποινικού 12 με, το, με τον οποίο όποιο δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διαγύρει σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημελήματο τιμωρείται με φλέξη μέχρι του ετών. Κατάλαβατε. Λοιπόν. Ποιος διαγείρει τώρα Όχι όχι να, να μου πείτε Γράψτε ΑΠΑΠΗ αφήστε κενό το μήνυμα Στήλπτο στο 5460 Να μας πείτε Ποιος διαγείρει Σε διάπραση κακουργήματος ή πλημέληματος Ο Καμένος Τσίπρας Εσείς Εγώ Οι ίδιοι αυτοί που κυβέρνουν τον τόπο Και εγκληματούν Αναρωτιέται Ο Πέτρος Θα το θυμιθείς, θα Όταν φύγω πια όταν αισθανθείς Παγωνιά και τέλος, τότε τι να πει. Τα τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε Σε διανυκτερεύουν οι σχολικοί φύλεκες, που Όσαν από τη Θεσσαλονίκη μετά Από πορεία 560 χιλιόμετρων μέσα στις 24 μέρες, 25 Είναι εδώ στο <συσχελίδι> Ραδιομέγαρο μέγαρο. και στον... Αν όλοι θα μιλήσουμε το πρωί Εκπομπή την πρώην ο Μεσημεριανή Απαύτηκαν και τέσσερις υπάλληλοι του Ληξιαρχείου Αθηνών Μάλιστα Λοιπόν Περαφεδόν Το σύνοδελφος ο Νίκος ο Μιχαλίτσης μιλάει για ένα γάμο Και μια κηδεία, όχι δύο κηδείες Ένας πολιτικός γάμος Δου, του και Νέριτ και δύο κηδείε, η μία του ΑΣΕΤ, να το ο Νικόλας Δου σημαίνει δημοκρατία τέλος, Δου το σημαίνει διαφθαρμένη τηλεόραση, Δου του σημαίνει. Πάστε να πάνε, Λοιπόν, έχουμε ένα κατεβατώ αλλά πάμε παρακάτω, ρε παιδιά. Ένα λάθο μοίρια στο μαγικό κόσμο τη νέα τηλεοδημόσια ατο τηλεόραση. Σήμερα, Τρίτη, εισάγεται στη Βουλή εξαναβολής μια τροπολογία όπως πάντα σε άσχετο με την υπόθεση νομοσχέδιο για προφυλακτικά είχε πει ο Γιώργος προχτές που αφορά τη Δωτού και την Έρη τα δύο νόθα τέκνα του πρόσφατου έρωτα Σαμαρά Βενιζέλου ο οποίος κατέληξε στον πολιτικό τους γάμο πνευματικός πατέρας των τέκνων επελέγει ο και Ω προς το πρώτο από τα δύο τέκνα αυτής της πολιτικής μνηστίας τη Δουτού έχει ήδη διαγνωστεί τερατογέννηση. Ένα και για το δεύτερο, τον Έριτ, παρότι υπάρχουν ανάλογες ενδείξεις ευρισκόμενο σε βρεφική ηλικία, ακόμη αποφασίστηκε να τοποθετηθεί στη φορμόλη προς όφελος της παραφύσιν ανάπτυξης του πρώτου μέσω της προναφερθής τροπολογίας Τροπολογία που προετοιμάζει και δύο κηδείες, αφού ακυρώνει την ανεξάρτητη αρχή του ΑΣΕΠ και εξαφανίζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο με τις νομοθετικέ ανομίες που επιχειρούνται στη συγκρότηση της ΝΕΡΤ Το κυριότερο σημείο, το σημείο της τροπολογίας σχετίζεται με τη δυνατότητα ανανέωσης των δίμηνων συμβάσεων της ΔΟΤΟΥ με μέγιστη διάρκεια τους δέκα μήνες Για ακούστε λίγο γιατί αφορά πολλού από εσά που εποχική και στου δύο μήνε. Σας πέταξαν γιατί λέει δεν θα μπορούσαν να ανανεωθούν οι συμβάσει. Λέει πρόκειται για προσλήψεις που είχαν εγκριθεί με έγγραφα αναφορά στο νόμο περί ΑΣΕΠ 2190-94 Και στο νομο 2738 του 99 άρθρο 20 παράγραφος 4 Που συμπληρώνει τον νόμο του ΑΣΕΠ και θέτει μια εύλογη εξαίρεση Για την αντιμετώπιση κατεπηγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τη οποία η διάρκεια δεν υπερβαίνει του δύο μήνε, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών. Δηλαδή, μέσα στου 12 μήνε απαγορεύεται να ανανεωθούν οι δίμηνε συμβάσει. Αμέσω, παρακάτω όμω, ο ίδιο νόμο ορίζει ότι παράταση ή σύναψη νέα σύμβαση μέσα, μέσα στο νοτέρω 12 μήνο διάστημα ή. Μετατροπή της σύμβασης σε του χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Δηλαδή άμα πάω εγώ να σωνανιώσω τη σύμβαση, είναι αυτοδικαίως άκυρες. Άκυρη. Η περιορισμοί αυτή ετέθησαν σε εφαρμογή της Οδηγίας 97-70-6-28 Ιουνίου του 99 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην χρησιμοποιούνται τέτοιες προσλήψεις καταχρηστικώς, ώστε να καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες αντί πρόσκερον. Άλλωστε, η χώρα μα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περιπτώσει που δεν εφάρμοσε του περιορισμού αυτού με προεξάρχουσα την υπόθεση Γκελιδάκη του 2009. Η κουτοπώνηρη μεθόδευση τη κυβέρνηση, λέει ο Νικό Μιχαλίτσο, στο θέμα αυτό δημιουργεί ζήτημα εξαπάτηση μεγάλου αριθμού ατόμων που δεν ενδιαφέρονταν για μια διμηνή εργασία ενώ θα αντιμετώπισαν διαφορετικά μια πιθανότητα δεκάμινη εργασία. Προκύπτει όμως και μίζων ζήτημα κατάφορης παραβίαση της ισονομίας Γιατί δηλαδή ένας δασοπυροσβέστης Ή ένας οδοκαθαριστής Που προσλήφθηκαν για κατεπήγουσες ανάγκες Δεν μπορούν να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους Ενώ οι τύποι της Δουτού Εκεί στην Κατεχάκη Πότε προαυλίζονται αυτοί ρε παιδιά Γιατί φυλάσσονται μέσα σε ματοπλέγματα για αστυνομία απ' έξω Γιατί στην Κατεχάκη πήγε Στα πήγε πρώτα. Οι, τα μάτ, πήγαν τα μάτ στην uh, και στη Ριγίλη μετά. Λοιπόν, και πότε προαυλίζονται αυτοί οι συνάδελφοι, δεν μα λένε. Λοιπόν, πώ λοιπόν ένα δασοπυρό Βαίστη, ένα οδοκαίρι, δεν μπορεί να ανανεώσει τη σύμβαση, ενώ ένα τη ΔΟΤΟΥ θα μπορέσει. Ο νόμο 2190 το 1994 ψηφίστηκε για να εξασφαλίσει την ισονομία σε όλε τι προσλήψει. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε ανεξάρτητη αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου επιλογή Προσωπικού, ο ΑΣΕΠ. Α, ΑΣΕΠ, είχα ξεχάσει τα αρχικά, ναι. Ανώτατο Συμβούλιο επιλογή Προσωπικού, ώστε να εγγυάται την καθολικότητα της εφαρμογή του νόμου και την ισονομία. ψηφιστεί λοιπόν αυτή η τροπολογία. Α, σήμερα, το ΑΣΕΠ ουσιαστικά καταρχείται αφού ουδέποτε ρωτήθηκε για την τροπολογία αυτή και ακόμα περισσότερο δεν έδωσε την έγκρισή του ως η επιλέπωση της προσλήψης αρχή λοιπόν δεν σας κουράζω περισσότερα να φέρει κι άλλα βέβαια λέει ότι και τι δεν λέει λοιπόν ε... απομένει λοιπόν να δούμε πόσοι από τους βουλευτές θα ψηφίζουν την τροπολογία σήμερα και θα παρευρεθούν ως τεθλιμμένοι συγγενείς στις δύο κηδίες. Ηχοντική <Κι> δικάστηκα, λέει γραμμή 96, οι πότε θα φυλακιστούν. Την πόρτα κλείσε την ψυχή και το παράθυρο δεν θέλω. Είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι κι ό,τι θυμόμαστε σκληρά θα μας πληγώνει Είμαστε μόνοι μας, μα τόσο μόνοι Σ' έναν κόσμο σαν κι εμάς. Έτοιμο. Κι είμαι στο τσακό να σε Στον ήχη στέκω Δεν θέλω και πολύ να εκραγώ Συμβάσεις λέει, νόμι του 2010 κόλπα, offshore, αμποντάβια κι άλλες θεάρεστες είναι συνεπικουρούμενες υπουργών και αποφάσεων Λυσάξανε τα ανθρωπάκια στη στέρηση και την ανέχεια για να τσιμπάει στην ώρα του ως έχει στα φράγκα για δουλειά που δεν έκανε Κόψε τα μισθά Κόψε επιδόματα, κόψε νοσοκομεία Κόψε σχολεία Κάψε να το λέμε καλύτερα Για να ταρπάζει τα ο τσίφτης Και να την περνάει ζάχαρη Στα εμμυράτα με τα μωρά Τις ξάπλες, τις μάσες Μόστρα και χλίδα Μη με κοιτάς λέω Αγριεύω και αγριεύω χρόνο. Όταν ο ένας έκοβε Ο άλλος έραβε Ο τρίτος κουβάλεγε Τα g και τα Καλάζνικοφ Με το κοντέιρερ και δεν κάπνιζε φούρνος Έχει ρίξει με 3. Εμέ μου το έκανε η τύχη να ρίξω και με δάφτο Και με το αντιεροπορικό που είχε ο άλλος Για συλλογή λέει Σιγά Τι θα ρίξεις με το αντιεροπορικό, Κοτσίφια Γιατί ποτέ σπουργητιά Όπως λοιπόν σου έλεγα Πριν με πάρει η μπάλα των όπλων Μάσης τρελές το ένα καμάρι Ανεργία ο κοσμάκι. Ανάκλιντρα Και γκόμενες ο ένας αυτοκτονίας και λόρδα τρελεί ο λαός Ποιος πληρώνει τα αμυσιάτικα Εγώ και εσύ μανδά μου Που με κοιτάς αποριμένη Που ξόκιλα σαν τα υποβρύχια Φακέλι ξόκιλες Μου έλεγε μια καθηγητριά μου στο λίκιο Άμα φόρτωνα όπως τώρα Τότε δεν ήξερα για υποβρύχια Πάρεχτες βανίλιας Σήμερα όμως ξόκυλα Γιατί ξέρω και όσα μαθαίνω ξεφεύγω και όσο ξεφεύγω κρανάρο. και όσο κρανάρω θυμάμαι εκείνο το παλιό ρητό που έλεγε Αυτή είναι για το τρίπιο καράβι Επροκειμένο για το τρίπιο υποβρύχιο Πάνε τα όνειρα μαντάμ Για ελικόπτερα και νύχτες μαγικές Εμείς θα τιμήσουμε την αυτική μας παράδοση Θα τους χώσουμε στο τρίπιο καράβι Ή το σάπιο υποβρύχιο καλύτερα Μόνο κάνε μια χάρη Όταν έρθει η ώρα Φώναξέ με να αμολύσω τη σαμπάνια της και να καταδικάσω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Που λένε κι αυτοί. Αγγέλης τσερεμεγκλής στον ορελέκο. Από τι ολοπλοκίε των αρχόντων, μα εγώ κρατώ κλονάρη ελευθερία. Η αλήθεια νικά του δειλού, λέει η Αγγελική. <σομίω> Φυλακή, άδικα μια πολιτική δίωξη εδώ και δύο χρόνια και μάλιστα βρίσκεται στην απομόνωση εκεί στο Κατάρ και το ακυρωτικό δικαστήριο στην Τόχα επικύρωσε σήμερα την καταδίκη σε 15 ετή κάθεξη που είχε επιβληθεί προηγουμένως από εφητείο στον ποιητή αλ Αρ-Ατζμι, γνωστό Σιμπεν Αλτίμπ, ο οποίος συνελήφθη το 2011 για το πείμα του Γιασεμιού, το οποίο χαιρέτιζε την Αραβική Άνοιξη, εκφράζοντα την ελπίδα να επεκταθεί μοναρχίας του κόλπου, ο ποιητή είχε καταδικαστεί αρχικά σε εισόδια κάθεξη για προσβολή των κρατικών συμβόλων και υποκίνηση στην ανατροπή των αρχών και είχε εξασφαλίσει σε έφεσή του τον περασμένο Φεβρουάριο τη μείωση τη ποινή του σε 15 ετή Είναι μια ξεκάθαρα πολιτική απόφαση και όχι δικαστική όπως δήλωσε και ο πρώην υπουργό δικαιοσύνη του Κατάρ εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι το αίτημά του για τη διεξαγωγή νέας έρευνα και νέα δίκης του πελάτη του δεν έγινε δεκτό και καταλήγει λέγοντας ότι ελπίζει σε μια χάρη του Εμμύρη πόσοι άνθρωποι άραγε άδικα σαπίζουν στη φυλακή εδώ και τόσα χρόνια Όπως έτσι ο Παναγιώτης Ιατρίδης και η Εύα Μαυρογένη υποδέχονται <σ resposta> τη γαλέρα, το Ζόρικο. Ανεβαίνουμε και εμείς, αφού το τρώμε και τρία λεπτά. Καλή συνέχεια σε όλους. Θέλουμε η κυβέρνηση να συνεχίσει, θέλουμε και ζητούμε από τη δημοκρατική αριστερά να μετάσχει σε αυτήν την επαναθεμελίωση της κυβερνητικής συνεργασίας σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπως θέλουμε να είναι η Ελλάδα. Να έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να αναστείλει την ηλικία του συγράμματο. Η κυβέρνηση αποφάσε να κλείσει την έρευνη. Κανεί δεν μπορεί να διακόψει τι εκπομπέ της δημόσια με το να μαυρίσει την οθόνη, να μα την οθόνη του κανελί τη να διακόψει την επαφή με τον απόσυμπολιτισμό να διακόψει την μετάδοση του σύμματο του Ρίκ. Δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων που ενημερώνει και αυτέ οι εκπομπέ των ελληνικών λαών και γενικότερα του λαού τη Ευρώπη. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την νέα. Και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία μιλάει για την ανάγκη δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα να κάνει τι εκπομπέ. Και φυσικά όταν μιλάμε για δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα δεν εννοούμε την Υπουργή Οικονομικών που δεν έχει άδεια εκπομπή, δεν εννοούμε ούτε μία αστροδετική μονάδα η οποία θα μπορούσε να πάει στην Κατεχάκη και να εκπέμψει. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την έρτα. Ένα γέλιο δικό μας μπορεί να αντιστάξει, να είναι αζί και να συνεχίσουμε τον αγώνα από εκεί που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς. Έλα μέσα. σε τα πανσιωμένα ζώα. Πέτσε όσο προλαβαίνει. Εκτό αυτού, της Μαρίας Γεγιάννου. Δύο ανθρώπινα εκθέματα στο Μουσείο Φυσική Ιστορία σε ένα ερωτικό παιχνίδι εξουσία. Σκηνοθεσία Γιώργο Γιαναράκο. Παίζουν Μαρβίνα Πετιχούτη, Αποστόλης Κουτσιανικούλη. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. σε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόση της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Όλοι λέγαμε ότι αυτό που δούμε... Το ξαφνικό κλείσιμο της σε το ζοκάζησε πάρα πολύ και ότι θέλουν οι να ξαναλειτουργήσουν οπωσδήποτε δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει η Πώς αποφασίζετε μέσα σε μία νύχτα να κλείσετε την ΕΤΟ Πώς σε μία νύχτα αλλάζετε τη ζωή μου και τη ζωή χιλιάδων παιδιών Λιτάω δουλειά για όλους τους πατεράδες και τις μανάδες τη Ελλάδας. Λιτάω δουλειά για μένα αύριο. Το δικαιούμαι και το απαιτώ. Η ΕΚ ανοιχτεί. Η ΕΚ δίνει ελπίδα. Η ΕΚ είναι στις καρδιές όλων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Αλλά εμεί μέσα μα έχουμε καλοκαίρι και άνοιξη μαζί. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλου εσά που είστε συντονισμένοι στην έρα τη ψυχή, τη καρδιά, τη καθαρή. Και όταν λέμε ψυχή, εννοούμε ψυχάρα. Άρα ψυχή, άρα ψυχάρα. Η γαλέρα ξαμολιέται για ακόμη μία φορά στο πέλαγος σε μία αυθόρμητη συνάντηση που έχουμε εσείς και εγώ εκεί έξω Παναγιώτης Ιατρίδης επανήλθε γελαστός και ποτέ γελασμένος Το ευάκι σας ξενάγησε και απόψε καλά ήτανε Φουσκοθαλασιά λέει προμηνύεται για απόψε Φουσκοθαλασιά που μόνο γαλέρες ταξιδεύουνε. Και επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο άκουσα πολλά και διάφορα, μου έκανε εντύπωση ότι ζηλεύουνε τελικά. Έχουμε λέει ένα σκάφος σε φουρτουνιασμένη θάλασσα με κύματα τεράστια, αλλά έχουμε ένα μεσινιο καπετανιο και έναν ύπαρχο ο Μεσήνιος, ο Καπετάνιος και ο ύπαρχο. Η Νέα Δημοκρατία και η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη κυβερνάνε ένα σκάφος σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Κόντρα στη γαλέρα. Ή η γαλερα κόντρα στο σκάφος. Αυτό το κρίνετε και το παίρνετε όπω θέλετε εσείς εκεί έξω. Πάντως εμείς έχουμε πει από την αρχή... Δεν φοβόμαστε και τη γαλέρα την ξαμολάμε και φθινόπωρο και χειμώνα και σε κύματα βουνά αλλά και σε κύματα βουβά. Ξημερώνοντας Τρίτη 22 του Οκτώβρη, πώς περνάει αυτός ο χρόνος. Αυτή, αυτός ο χρόνος που κυνηγάει, κυνηγάει, ουρλιάζει. Και τι γίνεται. Η γαλέρα στο πέλαγος. Αυτό γίνεται. Καλώς ήρθατε και απόψε για ένα ταξίδι ατελείωτο. Ένα ταξίδι όπως το δημιουργούμε εμείς εδώ. 91,8 στα FM για την Αττική. 7,29 χιλιόκυκλοι καμπάνα και από όλες τις τοπικές σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Διαδικτυακά rtopem.com και The Press Project.gr Η επαφέ σας Με το ραδιομέγαρο Της τοπικέ έρα, Την αγαπημένη σας έρ Την αγαπημένη σας αίρα Πάμε λοιπόν και απόψε Να ταξιδέψουμε όπως εμείς ξέρουμε Εδώ Με κύματα βουβά και κύματα βουνά Εξάλλου Αυτές τι εποχές Μας ταιριάζουν πολλά αλλά και το σκάφος όμως, το άλλο το σκάφος. Που είναι σε φορτουγιασμένα κύματα. Με καπετάνιο μεσήνιο και ύπαρχο από Θεσσαλονίκη. Ωραία πράγματα, επικοινωνιακά. Γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς, ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Μιλάνε οι εικόνες. Μία εικόνα λέει όσο χίλιε λέξεις. Αλλά και μία λέξη... Βουβα θέματα Μη μιλάς πολύ λέει Μη πολλά Ξαμολύσου μόνο Και μη μιλάς Ας πάμε κι απόψε λοιπόν Να περιδιαβούμε τα ψηλά και απάτη τα Μονοπάτια της νύχτα. Πάντα γελαστοί και όχι γελασμένοι Ελπίζω να μη σας έλειψα Εσείς πάντως εκεί έξω μου λείψατε πάρα πολύ Χρειάζονται όμως αυτά τα κενά διαστήματα Για να παίρνουμε ενέργεια, δύναμης Να πλάθουμε εικόνες Γενικά Γενικά να γεμίζουμε μπαταρίες Που αυτές τις εποχές Η πόλη είναι τελείως αρνητική Μα τελείως Να καλημερίσω λοιπόν εδώ τους εκλεκτούς επιβάτες Τη φίλη μου τη Ζέτα Καλημέρα Ζέτα Να σε πάντα καλά Τη φίλη μου τη Νίκη από τη Νέα Μάκρη Εκείνα τα καθαρά 45' τελικά σε μαγεύουν Νίκη Αρέσουνε σε πολλούς εδώ πάνω στη γαλέρα Και όταν εννοούμε 45' εννοούμε κάποια τραγούδια Που έχουμε στα σιρτάρια Στα ερμητικά κλειστά της γαλέρας Στα στεγανά της και τα πετάμε πότε πότε Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας και να νιώθουμε όμορφα «Καλημέρα στη φίλη μου την Αθηνά, εκεί από τα Χανιά». Η «Αθηνά, να προσέχει τη λίκενα, τη λίκενα σαν τα μάτια σου». «Να είσαι καλά εκεί, πήρα το μήνυμά σου». «Είπα να μην παρασύρεσαι από διάφορα κύματα». «Εμείς εδώ αρμενίζουμε με τη γαλέρα». «Μην παρασύρεσε Αθηνά, να καταλαβαίνεις τι λέω». «Την καλημέρα μου στην Αγγελική, στο κορίτσι από την Τίνο, να είσαι καλά». Την καλημέρα μου στη φίλη μας την Αρετή από το Μαρούσι. Αρετή, πού είσαι, βυθίζεσαι και περιμένεις να βγεις στον αφρό. Καλημέρα στην πονεμένη την ψυχή, που ελπίζω να μην πονάει πολύ απόψε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κρόνο, που σέρε μεγάλε Κρόνες, τηλεαύρω από τον πλανήτη. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ηλία, τον ετολό εκεί στην όμορφη Ετολοακαρνανία. Στο φίλο μου τον Χρήστο... Γεια σου ρε μεγάλε βοσκέ Δημήτρη είσαι καλά Την καλημέρα μου σ' όλους τους νυχτοφύλακες Την καλημέρα μου στους ημαρούλιδε, Τους ταλικέριδες Τα απορριμματιφόρα στο φίλο μου τον Άσο Ζόρι και λέει ένα πρωί Μάζεβα τα σκουπίδια του κόσμου Και σε απολάμβανα Αν και μύριζα λέει σκουπίδι Η γαλέρα έστελνε άβρα από τη θάλασσα Τράβα γερά και κράτα Καλημέρα λοιπόν σ' όλους εσάς που κολλάτε νυχτώσιμα εκεί έξω. Την καλημέρα μου σ' όλους εσάς που τραβάτε ζόρια. Γι' αυτό είστε και Δέκα 15 λεπτά μετά τις 4 ξεκινάμε. Αφηνόμαστε στο ταξίδι. Είμαστε ήδη στο πέλαγος. Περιμένουμε ο κι άλλους. Και σε λίγο θα πούμε και την επικοινωνία και την επαφή μα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν απόψε. Ατμοσφαιρικά όπω πάντα, όπω ξέρουμε εμεί. Όλοι πεντάμορφοι, ανέβα στη γαλέρα να δώσει και εσύ άδρα. Σε περιμένουμε. betamorfiki is e kirano ki και κάνε βουτιά στα ανοιχτά και μις κοντά σου στα πέλαγα το κορίτσι του Ανέμου Παναγιώτη όπως βλέπεις τα κορίτσια του Ανέμου τα κορίτσια της Άμου τα γοργονοκόριτσα τα αδελφινοκόριτσα είναι εδώ μαζί μας και απόψε εδώ στη γαλέρα καλημέρα λέει κύριε Ζόρικε mm. και κύριε και Ζόρικε ποπο. Η αλήθεια λέει είναι ότι σήμερα η ψυχή μου πονάει. Μα κάθε μέρα πονάει η ψυχή σου βρε παιδί μου. Αλλά είμαι κάπως καλύτερα. Εδώ καλά τα πάμε μέχρι τώρα. Θα ήθελα αν γίνεται να ακούσω το τραγούδι του Παπα «Αντέχω». Αντέχεις και πονάς και δακρύζεις. Ευχαριστώ λέει η γυναικεία ψυχή. Αυτό μου αρέσει καλύτερα. Γι' αυτό μας έχει τα πόση εδώ με την πονεμένη και τη δακρυσμένη ψυχή. Γυναικεία ψυχή μας αρέσει πιο καλά. Και πάει πιο καλά στη γαλέρα. Πολύ μέρα λέει. Πού είσαι ρε, γαλέρα. Ο Δημήτρης από το γρίλο της Ηλίας. Αε και. Σου στέλνουμε χαιρετίσματα. Σπάντα σου στέλνουμε χαιρετίσματα. Ελπίζω να είσαι καλά. και, εσύ, και τα Ζά. Εκεί πέρα. Κράτα γερά. Τα και τα μαντριά Να μας και λίγο κρέας Με την πίναλεπού λέει που έρχεται α, α, Έρχεται καμία πίνα Ακούτε ζεις τίποτα για τέτοια Λοιπόν 25 λεπτά Μετά τις 4 η γαλέρα και ο Ζόρικος είναι στην παρέα σας Ο Ζόρικος όμως και επιθετικός και όπως πάντα κόντρα στις κακές γλώσσες Ενίγονται και αισθησιακός Εσεί το λέτε αυτό εκεί έξω Για να μην παρεξηγέμαστε Συντονισμένοι πάντα στην αγαπημένη σας αέρα της καρδιάς Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο Απόψε και το σύμπαν μαζί μας Που συνομωτεί αλλά μας αγαπάει Παναγιώτης Ιατρίδης Στη ρύθμιση του ήχου Και στην όλη επίβλεψη της γαλέρας Μια και εγώ καμιά φορά πάω στο μηχανοστάσιο Να βάλει στι γοργόνες να καθαρίσουν το κατάστρωμα Λείπαμε κάποιες μέρες και βλέπω εδώ... Την κάνατε τη γαλέρα... Την τραντάξατε Παναγιώτη... Αλλά όπως είπαμε και την άλλη φορά... Όλοι έχουμε μια γαλέρα μέσα μας... αμέ και σε κύματα βουβά και σε κύματα βουνά... Είπαμε τραβάμε τα ζόρια μας... Τι να κάνουμε ρε παιδιά... Αλλά είμαστε ζόρικοι... Πάμε λοιπόν να πούμε και την επικοινωνία μας... Γιατί το ραδιόφωνο είναι παρεούλα και είναι συμμετοχή... Δεν είναι μόνο γκρανγκ, βάζουμε τραγουδάκια και μπαμ πέρασε η ώρα. Συμμετέχουμε, ενεργά. ΑΠΗ καινό γράφετε το μήνυμά σα και αποστολή στο 54-160. γράφετε το μήνυμά σα και αποστολή στο 54, πικενό, το και αποστολή στο 54 Ή... Γράφετε το μήνυμά σα το πετάτε με ένα μπουκαλάκι στο πέλαγος και η γαλέρα θα το μαζέψει και θα το αφουγκραστεί. Να είστε σίγουροι γι' αυτό... Αλφαπικενό, γράφετε το μήνυμά σα λοιπόν και αποστολή στο 54160. Να καλημερίσω τη φίλη μου την Έφη από την Άφησο του Πηλίου. Ζόρι και λέει Ζόρι, σέ μας απόψε. Η νύχτα δεν περνάει. Καλή βδομάδα, να σε καλά. Γεια σου Έφη, την καλημέρα μου στο όμορφο και στην Άφησο. Με τις καταπληκτικές παραλίες εκεί. Όπω ξέρετε... Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, στο φίλο μου το Μίλτο. Γαλέρα λέει, πάντα γαλέρα. Και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Την ταξιδεύουμε με την καρδούλα μας. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγουδάκι για τη γυναική ψυχή. Αντέχεις. Βροχή. Άφησες μια φωτογραφία για να μιλάμε μαζί Ό,τι παράτησες είναι όπως τα άφησες, mm -hmm. είναι ίδια εδώ Όλα mm -hmm. βουλιάζουμε, όλα ρημάζουμε mm -hmm. πάντα στον ίδιο σκοπό Χαρτινά μα τα ροκ αποστάσματα. Απ' εγνωσμένε γωνέ. Δαδία νοητά, πάντα αυτονόητα. Χάνονται με στο καπνό. Η εγκατάλειψη mm. ενό επανάληψη μια ιστορία παλιά. Mm. Όλα είναι γνωρίμα, ίδια και μόριμα. Mm. Πότε θα φύγω από εδώ, όλα mm. τα όλα παγώνουμε. Αντάξω στον ήλιο. πετάνει τον μεσίνιο μας έχει στο φουρτουνιασμένο και αδυσόπιτο πέλαγος και μας βάζει φόρους και χαράτσια και όλα αυτά για τη σωτηρία μας ο Χριστός από την Πάτρα ε βέβαια ρε φίλε πως θα γίνει να είσαι στο αγριοπέλαγος και να μην σε και όλας για να σωθείς πως θα γίνει για να σωθείς Πρέπει να πληρώσεις Για το καλό σου γίνονται όλα αυτά Δεν το έχει πάρει χαμπάρι Κάπως έτσι γίνεται Ενώ η γαλέρα Απ' την άλλη μεριά Η γαλέρα έχει και αέρα Έχει και καθαρή ψυχή Βάζει για τραγουδάκια Αισθάνεται Αφουγκράζεται Νιώθει Και δεν μασάει στα αυτά Δεν μασάει με τίποτα Καθαρή ψυχή Κόντρα στο κύμα. Έτσι κι αλλιώς... Ο καθένας τραβάει το σταυρό του εκεί έξω. Άλλος δόρυκα, Άλλος πιο απαλά... Άλλος γελάει κιόλας με το σταυρό του. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Έτσι είναι τα πράγματα. Επικοινωνιακά είναι τα πράγματα. Είκόνε, Τεσσάρων χρονών η Μαρία... Η ιστορία των Ρωμάν, απαγωγή, ξεσηκώνεται όλο ο κόσμος, συγκλονίζεται. Πόσες Μαρίες όμως υπάρχουν, πόσα αγόρια υπάρχουν, πόσες ψυχές υπάρχουν, που χάνονται στο δευτερόλεπτο, όχι κάθε μέρα. Παίρνουμε λοιπόν τη Μαρία, την κάνουμε σημαία και συγκλονιζόμαστε. Έτσι για να περνάει η ώρα Και λέμε μακριά από μας και ας ό,τι γίνεται Ό,τι να γίνει Ό,τι θέλει να γίνει Κι ο άλλος τι λέει ρε παιδιά Εγώ την τσέπη μου κοιτάω ρε φίλε Τι με νοιάζει εμένα για τη χώρα Την τσέπη μου κοιτάω Το πορτοφόλι Άμα έχεις πορτοφόλι Ίδονίζονται τα πάντα Χορεύουνε τα γιοσοφάκια Ό,τι θέλουνε κάνουνε Λοιπόν, ά φίλε μου, εγώ με μόνο την τσέπη μου κοιτάω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να κοιτάξω τώρα πού, να ψάχνω για γαλέρες. Δεν γίνεται. 25 λεπτά λοιπόν πριν από τις 5, εδώ η γαλέρα και ο Ζώρικος την παρέα σας από την αγαπημένη σας έρα. Από την αγαπημένη σας έρα, κόντρα στα ουρλιαχτά. Πάμε με...